το διόρθωσα. Εντάξει, το διόρθωσα. Η εκδόση είναι το επαγγελματικό μου στοιχείο. Έτσι. Αυτό το τώρα έτσι το πούμε για να πάμε μετά στα πιο ενδιαφέροντα. Ναι. Το σκηνοθετικό. Πώ σου κάτσε αυτό το τέτοιο ρε με, τις, με τα σενάρια. Ναι, ναι, ναι. Ε, με το σενάριο μου έκατσε διότι μπήκα σε ένα ταξίδι... Ε, Εξ ανάγκη, εσωτερικό ε, Σε επίπεδο πρώτης γραφής Ήταν ναι. ένα σενάριο το οποίο γράφτηκε για, τα, για τις ιδιότητες του Απόλλωνος ναι. Που κάναμε ένα, μια ταινία η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή Για πες γιατί αυτοί εδώ είναι όλοι οι ερευνητές Ψάχνουν με το οπισκάτι, ε, πέφτουν και ψάχνουν ε, ε, Αν το αναζητήσουν στο διαδίκτυο οι του Απόλλωνος θα το βρουν εύκολα και είναι ένα, μια ταινία 60 λεπτών. Λέει Ιδιότητε του Απόλωνο Μπαϊφουράκη ή. Ε, ναι, Τάλλο Φουράκη. Να ναι, Τάλλο Οι ιδιότητε του Απόλλωνος, Απόλλωνος Τάλλο Φουράκη. Χρονικό... χρονικό περίπου ανέβηκε το 2016. Μήκα, και είναι πόση ώρα. Είναι γύρω στα 60 λεπτά. Περίπου. Και τι πραγματεύεται αυτό το τάλλο. Πραγματεύεται τι ιδιότητε του Απόλωνο. Μιλάνε κάποιοι ερευνητέ. Και... Τη πιάτσα δικιάς μας; Ναι, ναι, ναι Για και... πεις τα όνοματα; ε... Να τους τιμάμε τους ανθρώπους; Ναι είναι ο Κωνσταντίνος ο Ποταμιάνος είναι ο. Τον οποίο πρέπει να τον εφέρουμε εδώ τον έχω χάσει; Ναι Έχει είναι στην Πάτρα αυτός... Να πούμε και στην ναι, ναι. λοιπόν, λεπτή ναι, ναι, στην αδερφή του σήμερα. Ναι Ο Κωσταδίνος ο Ποταμιάνος, άλλος ο... τώρα μην πιάσει και αδιάβαστα αυτή τη στιγμή yeah, αλλά γιατί... το δεν είναι κακό γιατί, γιατί αυτή τη στιγμή κόλλησα είναι σκηνοθέτης ο Αντώνης ο Σωτηρόπουλος yeah. ε... Παίζουν... υπάρχει μια πλοιάδα ηθοποιών οι οποίοι υποδίονται ένα ρόλο yeah. ε... και... κάνουν κάποιους από τους θεούς και λοιπά, όχι όχι όχι όχι όχι, όχι, όχι. Ε, κάνουν... ε, τομάς λίγο, τομάς λίγο. Ναι, το μας ναι. λίγο, δεν το έχω δει. Ε, κάνουν, κα, κάνουν τα παιδιά οι οποίοι είναι ερευνητέ, ναι. ε, σαν εισαγωγικό στοιχείο, και ναι. κάνουν τα παιδιά που είναι ερευνητέ και μπαίνουν στο στοιχείο της αναζήτησης. Και έτσι είναι εισαγωγικό στοιχείο, πριν μπουν οι ερευνητέ και μπαίνουν να μιλήσουν. Αυτό είναι το βασικό σενάριο, το βασικό στοιχείο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία είναι, τέσσερα παιδιά τα οποία είναι ερευνητέ. Και κάνω μια προϊσαγωγή ναι. στους ερευνητές. Δηλαδή δεν είναι σκέτοι οι ερευνητέ, οι οποίοι να μιλάνε για τις τέσσερις ιδιότητες του Βασικής Ιδιότητες του Απόλλωνος. Ναι. Και μ, από τις Βασικής του Απόλλωνος. Και μ, αυτό γράφηκε το 2016 το σενάριο και εκτελέστηκε το έγινε η παραγωγή το 2015 αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ε, αυτή είναι η πρώτη ταινία την οποία κάναμε. Ε, και επίσης στο ίδιο κανάλι θα βρουνε και ένα άλλο, μια άλλη ταινία την οποία κάναμε η οποία είναι, δεν, έχει σχέ, δεν έχει σχέση με την με προηγούμενη ναι, την προηγούμενη είναι η απαγωγή που γράφτηκε το 2015 και έγινε και η παραγωγή το 2015 που ήταν τότε η Ελλάδα στην έντονη κρίση που βέβαια δεν έχει φύγει από την κρίση Ναι αυτό πήγαν από τώρα, δηλαδή τώρα δεν είναι ναι. Ναι, δεν πάρα. έχει φύγει από την κρίση Μιλάει, είναι μια πολιτική κομμωδία που παίζουν διάφοροι ηθοποίοι που παίζει ο Ζουχανέλη, ο Καλιβάτσης Λοιπόν, μου ρωτάνε ήδη, ναι. γιατί μετά θα πάμε στις ναι. φιλοσοφικές φιλοσοφικέ, ναι. Ο τίτλος της πρώτης που θα το βγάλουν από το Google ποιος είναι η, η πρώτη είναι ιδιότητε του Απόλλωνος και αν θέλουν να βγουν και ένα χαρακτηριστικό βάλουν τάλο Ωραία, η, πιστεύω... η δεύτερη που είπε τώρα Η δεύτερη είναι απαγωγή απαγωγή απαγωγή ναι. Ας βάλουν πάλι τάλο φουράκι σε σενάριο δικό μου <σταλίως> και στα δύο είναι αντώνησος ο, ο σοτιρόπουλος ωραία και Αυτός ήταν στην παρέα που βαρεά πάει Να ακούσουμε κάτι αρχαία παραδοσιακά κρουστάς του πασά όχι στο όχι κύριο στην ο όχι όχι, όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι όχι Γίνανε τότε, μετά ήταν να κάνουμε. Να πω λοιπόν και τον πόνο μου. Για πε το ναι, ήταν... και τον πόνο σου, γιατί και χθε η Ανίτα είχε έναν που έλεγε για τον πόνο συνέχεια. Είμαι ναι, πονεμένο. Ήτανε... Και, ετοιμάσα... και είμαι πονεμένο. Και πια ετοιμάσα... να πω ότι ε... θέλω πάντω. Ε... Συμφωνώ. Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε, γιατί είναι σοβαρό τώρα. Για λέγε. Ετοιμάσαμε ένα σενάριο το οποίο είναι μια πραγματική ιστορία ενό. για τη Βόρειο Ήπειρο. Ναι. Από μια έρευνα δικιά μου, κατάλαβα ότι δεν έχει γίνει τίποτα για τη Βόρειο Ήπειρο. Ε σε επίπεδο παραγωγής από ταινία. Ναι, ναι, ναι τίποτα. Τίποτα, γιατί βέβαια ήπηρε μια πραγματική ιστορία από ένα βιβλίο, μάνα καημένη μάνα, ενός φίλου εκδότη που μου έδωσε τα δικαιώματα και έκαναν μια, μια... Μισό λεπτό, πάτα λίγο το μικρόφωνο κάτω ή έλα κοντά. κοντά ναι. για να ακούγες καλύτερα. Ναι, ε, από ένα σενάριο... Ε, που ονομαζόταν Φως και έγραψε και το σενάριο μιας μικρού μήκου ταινία. και αυτή η ταινία συγκίνησε πάρα πολύ στον χώρο ε, της παραγωγής και μαζεύτηκαν πάρα πολλές, μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες εταιρείε ναι. από τις κορυφές στην Ελλάδα και μας δώσανε κά, κάποια πούμε, χρηστικά αντικείμενα ε, καμία σχέση στο μπάντζετ, το, το, το προϋπολογισμός των δύο προηγούμενων ταινίων. Αυτή. Ναι. Δεχτήκαν να παίξουν πάρα πολύ επώνυμοι ηθοποίοι δωρεάν. Σε τι φάση είναι τώρα αυτή. Λοιπόν, πρόσεξε εδώ πέρα. Και όταν βρεθήκαμε με, στην Κέρκυρα που πήγαμε να δούμε χώρους γυρισμάτων, mm. επειδή είναι ταινία εποχή το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, ναι. Δηλαδή αγγίζει γύρω στου 30.000 ευρώ. Οπότε τα εξωτερικά γυρίσματα να τα κάνει σε μια παραδοσιακή περιοχή να μην θε σκηνικά. Όχι, υποχρεωτικά γίνεται αυτό, δεν μπορεί να στείλει σκηνικά. Ναι. Ε, και πήγαμε στην Κέρκυρα και είδαμε χώρου γυρισμάτων. Δεχτήκαν να παίξουν πάρα πολύ γνωστοί οι ηθοποιοί. Ε, μιλάμε τώρα για το 2017. Και ο στόχος ήταν να το πάμε σε φεστιβάλ του εξωτερικού για να περάσουμε και το μήνυμα για τη Βόρειο Ήπειρο. Σωστό. Και όταν, χτυπή, όταν χτυπήσαμε τις πόρτες μεγάλων εταιριών που εδρεύουν στην Ήπειρο, λογικά θα είχαν και ένα σχετικό πόνο για τη Βόρεια Ήπειρο. Σας είπαν εσχόρη πηγαίνετε. Με ευγενικό τρόπο, όταν χτυπήσαμε την πόρτα Βορειοπυρωτών της Αμερικής, δεν πήραμε καμία απάντηση και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι μας χρηματοδότησαν εταιρείες οι οποίες ήταν αμυγός κριτικές. Δηλαδή μια εταιρεία πάρα πολύ γνωστή, τώρα θα πω το όνομα έτσι, δεν έχει ναι, να είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστό. Παγκοσ... Πάρα ναι. πολύ γνωστή στην Ελλάδα, δηλαδή δεν υπάρχει πιο γνωστή, ναι. όλη την χρησιμοποιούμε. Ε... Και ήταν αμυγός κριτική εταιρεία, εντάξει χρησιμοποίησα και κάποια στοιχεία δικά μου και... Δεν μας βοήθησε καθόλου κάποια άλλη εταιρεία για να κάνουμε... Εμείς δεν θα είχαμε ούτε, ο σηναριογρα... ούτε εγώ ούτε ο σκηνοθέτης, ούτε οι θα είχαν έσοδα. Απλά ήταν πάρα πολύ ακριβά τα γυρίσματα, τα γυρίσματα γιατί θα έπρεπε να γίνουν σε... ήταν όλα εξωτερικά. Και σε ποια φάση είναι η κατάσταση τώρα. Τίποτα, πάγωσε. Πάγωσε, πάγωσε. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει. Απλά. Το μπάτσε Ποιο είναι. Το μπάτζετ ήταν γύρω στου 30.000 ευρώ. Θα ήταν γύρω στι 15-10 μέρε γυρισμάτων. Θα έπρεπε να νοικιαστούν κουστούμια πάρα πολλά. Θα έπρεπε να παίξουν κομπάτι. Στην να Ναι, θα έπρεπε να νοικιαστούν όπλα εποχή. Όχι όπλα. Ε, θα πρέπει να νοικιαστούν κάποια ποδήλατα, ναι. κάποια ρέμπλικε από όπλα. Ορίστε, εδώ σου ιδέα τώρα. Ναι. Ένα συνδεσμό με την Κυψέλη λέει τι κάθεσαι και ασχολείστε με τέτοια πράγματα. κάνετε μια ταινία για τα προσφυγάκια. Και θα γίνεται πάμπλουτη και χορηγίε θα πέφτουνε βροχή. Είναι το, ένα θέμα. Το... το υπονοούμενο. Γιατί και αυτοί όλοι είναι υπονοούμενοι. Εδώ, Χάμο. Τη λέω: Πονεμένοι, γιατί εχθέ είμαστε στη Νάνιτα, είναι υπονοούμενοι. Όλοι. βαλτοί, Κάνουν χιούμορ. Δηλαδή, πα και κάνει τώρα ταινία για την Βόρεια Ήπειρο και θε τώρα χορηγίε. Απορρόπω δεν είσαι μπαταρισμένο από μπουνιέ και κλωτσέ. Ναι. Και είσαι good, όπω σε βλέπω. Μου ναι. κάνει εντυπώσει. Ναι, ναι και αυτό ήταν στην περίοδο πριν γίνει η υπόθεση με το παιδί που το σκοτώσανε το με κατσίφα. τον Κατσίφα, ναι, με τον Κατσίφα ναι. Ναι, που τον σκοτώσανε ε, και αυτό είναι, μου κάνει εντύπωση, ήταν μια πραγματική ιστορία Κοίτα σου κάνει εντύπωση αγοράκι μου γιατί εγώ σε έχω μεγάλο. Και, και αυτό που. Τη αγαπάω, όμω είσαι μικρό. Αν μου άρεσε να πει μεγάλο, δεν θα σου σουγανε. Και, και αυτό εμένα που έτσι με σώκαρε πιο πολύ και από το φίλο μου, το Βουρεπιρότητα, ήταν ότι που... εκεί ήταν, Αλβα... ήταν Έλληνε και εδώ πέρα ήταν Αλβανία Αυτό ήταν έτσι το, το κεντρικό νόημα τη ταινία. Όπω λέει ο Κατατζήτη, στα ξένα είμαι Έλληνα και στην Ελλάδα ξένο. Ακριβώ αυτό. Ναι. Δεν... Λοιπόν, είδε τώρα, εγώ σε γουστάρω, γιατί. Σ' ιδιαίτερα, αλλά την άλλη βλέπεις μια γενιά πίσω που είσαι εσύ, πίσω από εμάς εννοώ, τον πατέρα σου π.χ., mm -hmm. ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Επειδή είσαι χιπάρα, δεν είσαι διθενιά mm -hmm. και γι' αυτό σε γουστάω, δεν είσαι τώρα τη μόρης, τη περίτης. Λοιπόν, διαπιστώνεις μέσα από όλο το φορτίο που κουβαλάσαν τον πατέρα σου και όλα αυτά εννοώ και δεν το εξεφτιλίζεις και γι' αυτό σε αγαπάμε εμείς. Εντάξει, ναι, τι να έκανα, δηλαδή. Ναι. Α, δεν το κάνουν όλοι αυτό. Ναι. Το κάνουν όλοι, λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν, πάνω στο κομμάτι τη κουλτούρα που λε τώρα mm -hmm. και ψάχνεσαι mm -hmm. κι εσύ σωστά, στη σωστή κατεύθυνση, διαπιστώνει ότι το έργο είναι κουκουρούκου, τραλαλά. Αλλά να λέγαμε. Όχι, διαφωνώ σε αυτό, διότι. Όπου διαφωνήσαμε. Ε, επώνυμοι, πάρα πολύ επώνυμοι ηθοποιείοι. Κάνουμε... Ηθοποιείοι είναι, λέμε, για το πέραν του οποίου. Α! Α ναι. το κάνουμε, που λέμε, την κάστα και εμένα και εσύ. Και... Εκεί πέρα ήταν θέμα, θέμα εντό εισαγωγικών πατριωτισμού από μεγάλε εταιρείε να δώσουν ένα μικρό ποσό για τον τόπο του. Ο Κούντρο ο Νίκο, τον mm -hmm. οποίο είχα έτοιμη να το γνωρίσω και με, με την πλειοψηφία. Ναι, και πήγαινα στο παγκράτη γιατί μένει και ο Μπορλόκασε και ο φίλο μου και πίναμε για να γράφε. Mm -hmm. Μόνο που μιλάει μαζί του γινόταν σοφότερο. Mm -hmm. λοιπόν, του την είχαν πέσει στο σπίτι του δίπλα, mm -hmm. λίγο πριν πεθάνει. 90 mm -hmm. που ήταν μια χαρά. Mm -hmm. Βαρβάτο. Mm -hmm. Κυκλοφορούσαν τον Μπάστονο, είχαν σπάσει το πόδι mm -hmm. και τον είχαν σπάσει το ξύλο. Οι δε του το 1922 που είχε βγάλει γιατί mm -hmm. η μικραστινή είχαν απαγορευτεί από το ελληνικό κράτο να πεχτούν στον κυματογράφο. Ποιο, ο Κούντουρο. Ο οποίο του έχει μεγαλώσει όλου. Αν και αριστερών προδιαγραφών στη σκέψη, δεν ήταν μαλάκα ο άνθρωπο. Και να είναι γαλάκι που είναι. Ναι, ναι. Άλλο αριστερή σκέψη και άλλο αριστερό μαλάκα. Είναι το ίδιο πράγμα. Ε, όχι, όχι, βέβαια, εννοείται. Ναι, αριστερό είσαι και εσύ. Στη σκέψη κι εγώ. Βοηθάω, κάνω ράνο. Οι φίλοι μου εδώ, οι περισσότεροι που ξέρω εγώ κλπ. Άλλο σκέπτομαι ανθρώπινα και άλλο είμαι ηλίθιο. Γι' αυτό έχω εγώ ένα σλόγκαν εδώ. Τώρα έρχονται γιόρτε, στου φίλου προτείνω να πάρουν μπαταρίε λιθίου. <Και> να δίνουν σε φίλου του. Είχα ετοιμάσει εγώ πέντε ατάκε. Mm -hmm. Να πω, εχθέ. Λέω: Άμα το γυρίσει λίγο στην πλακίτσα, να χαλαρώσουμε, να γελάσουμε, να τα χώσω. Το πήγε σοβαρά. Mm -hmm. Γιατί η κομπίτση είναι αυτή που κάνει. Λοιπόν, αλλά τα θέματα τα γουστάρι είναι δικιά μα. Το ξέρει πολύ καλά. Mm -hmm. Έχει εμφανιστεί ο πατέρα πολλέ φορέ εκεί. Mm -hmm. και για πού μιλά, Για την Ανίτα. Δεν την είδε, δεν, δεν μπόρεσε να τη δω. Δεν είδες την δει. Δεν είδε την. Ξέρει το παρεθόν αυτό λέω. Ναι, ναι, ναι. Τα γουστάρι είναι φαν. Ναι, είναι αυτό. στο θέμα μα. Πού εμφανίζεται η Ανίτα. Στο Open το κανάλι. Α, στο, στο Open. Στο Κάνει αυτό το light που κάνει, το δικό τη, αι, μου. Ναι, ναι. Αλλά τα θέματα, τα γουστάρι είναι μέσα, πολύ βαθιά. Ποιοι ήσασταν, Εγώ με την Ελένη Τηδάκιου είχαμε πάει. Μάλιστα. Λοιπόν, λιγάκι πήγα για λόγου στρατηγική. Είναι άλλο το θέμα, δεν είναι αυτό. Mm -hmm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όπω ξέρει εσύ πολύ καλά, σου ένα βιομηχίο 20 χρόνια, στην Ανίτα έχει βγει η μοναδική εκπομπή που έχει βγει ο Γκιόλβα. Έχουμε βγει όλοι. Ο Μπονάτσο, ο Ρόμπερτ, ο Φουράκης, ο πατέρα σου κλπ. Τι θέλω να πω. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Από εκεί και πέρα κινδυνεύει να φας ξύλο. Γιατί είσαι στην από εδώ πλευρά τη όχθη. Όχι, δε, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Διαφωνώ σε αυτό. Θα δεν, με ενημερώσει περισσότερο για να πάμε και λίγο παρακάτω. Δεν είπα, δεν κοιδέτρος ξύλο. Ναι. ξύλο εκτός ναι, όχι, όχι, ενώ, κοινωνικοψυχολογικά ενώ. Όχι, όχι. Το, το, θέμα είναι, το θέμα είναι ότι όσο αφορά για τις, τις προσπάθειε που κάνει ο καθένα είναι ότι είναι λογικό κάποιοι άνθρωποι συμφωνούν ή διαφωνούν ναι. στο πλαίσιο των το, το, το πράξεων του καθενός. Ε, το, στο μόνο το οποίο δεν μπορεί να διαφωνείς, να συμφωνήσει κάποιο είναι αν κάνει κάποιος μία έρευνα και φέρει κάποια στοιχεία σε ένα βιβλίο παραδείγματος χάρη ή κάνει ένα ντοκιμαντέρ και αποδείξει κάποια στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν αλλά στο πλαίσιο, στο πλαίσιο της δραματουργίας υπάρχει κάτι το οποίο συμφωνείς, διαφωνείς Παραδείγματο χάρη στην ταινία που ήταν να κάνουμε με τον Αντώνη ε, το φω. δεν υπήρχε συμφωνώ, δεν διαφωνώ διότι ήταν μία δραματοποιημένη ιστορία Ενό ανθρώπου, ο οποίο ζει ο οποίος στο τέλο θα έπαιζε αυτός Το φινάλ θα το κλείνει αυτό. Ναι. Εκεί πέρα δεν μπορεί να διαφωνεί, να συμφωνεί. Αφού παίζει αυτό, στο τέλος θα κλείνει αυτός Σωστά. Ναι, δηλαδή είναι ζωντανό, είναι γύρω στα 55-60 χρονών αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, ε... θέλω να πω. Πήρα πάνω παρακάτω, mm -hmm. Το κομμάτι αυτό με την ταινία Βόρειο Ήπειρο θα με ενημερώσει περισσότερο, όχι τώρα, σήμερα. Ναι, ναι, βεβαίω. Διότι τα 30.000 αυτά μπορούν να βρεθούν. Α, μακάρι. Έτσι. Τώρα, πώ θα τα πάρει πίσω αυτό που θα τα βάλει, οι δύο-τρει που μπορούν να βάλουν από 5-10 ο καθένα, είναι άλλη συζήτηση. Ε, με, να εξηγήσω λίγο κάτι. Ε, οι οι, οι καλτέχνε, όπω είμαι και εγώ και ο σκηνοθέτη. Οι βασικοί δημιουργοί, που είναι ο σεναριογράφο και ο σκηνοθέτη, yeah. δεν είχαν κανένα σκοπό να πάρουν κανένα έσοδο και πάρα πολύ οι μεγάλοι, επώνυμοι ηθοποιοί που θα παίζανε, ε, δεν είχαν σκοπό να πληρωθούν. Για του μικρού ηθοποιοί, κομπάρσου κτλ., αυτοί θα ήταν υποχρεωμένοι θα του πληρώναμε. <coughs> ήταν μέσα <coughs> στο μπάτζετ yeah. να πληρωθούν. Αλλά πλην, πλην από αυτού και, και ίσω και ο διευθυντή φωτογραφία, ο οποίο μα την έκανε αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Σε διαφάση ε, έχει μείνει η ταινία. Τίποτα, σταμάτησε. Αντιγενέστης. Όχι, δεν αντιγενέστης, είχε προχωρήσει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο προπαρασκευής και σταμάτησε. Αλλά είναι... Λοιπόν, να κάνει μια ταινία, λέει, να λέγεται για τη Βόρεια Μακεδονία, λέει ο φιλόσμος του <laughs> Ψελιώτης και θα μάζεψουμε τρία <laughs> εκατομμύρια. <laughs> θα στα δώσει ο Ζάευ. Ποια για μιλάμε για την νέοναζόμενη ναι, Βόρεια Μακεδονία. Δεν υπάρχει υπονομαζόμενη, μία είναι η Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει ένα μου Είναι κράτος, ε, ε, ε, ένα ε, ε, κράτος ε, που λέγεται Βόρεια Μακεδονία, αγόρι μου. Ε, ε, μου είναι πολύ, βαρύς, πολύ βαρύ, Δεν μπορώ να μπω σε αυτό το λεξιλόγιο ε, αυτής της αυτή τηνομαζόμενη, αυτήνομαζόμενη αυτή τη χώρα. Ε, αν και βρισκό, βρισκόμουν στη Χαλκιδική και έβλεπα τα αυτοκίνητά τους τακτικά που... Με το ΜΙΚΑΠΑ Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Και τέλος πάντων Ναι, είναι... δεν μπορώ να καταλάβω τι συμφέροντα τι... Λοιπόν θα τι... σε φέρω εγώ σε επαφή με τον Νίκο του Καλλιερόπουλου Τον Ειθοποιώ, ναι. είναι μου Ναι, ναι δεν ξέρω αν έχει ανέβει και η Παρισία θα παίξει πάλι στο Βρετανία την. Α, και... θα ξανανεύει ο Λαντίνη. Ναι, την κέμα θα παίξει. Θα ξανανεύει. Α, βέβαια, θα δώσω και προσλήψει από εδώ, θα έρθει για συνέντευξη. Μιλάμε στα τηλέφωνα. Το Αγγελόπουλο σκηνοθεσία, ναι. Μιλάμε στα τηλέφωνα. Όχι, με, λέω, ναι. ποιο είναι η το σκηνοθεσία. Καρυ... Α, ναι, ναι, ναι. Δεν ναι. θυμάμαι το ναι, ναι, ναι. Ναι, λοιπόν. Θα τον φέρω εδώ και για συνέντευξη, γιατί είμαστε κολλητοί. Γιατί πρέπει να κάτσε κάτω σε βγάζει ήδη σε αυτή τη στιγμή η καλλιτεχνική. Ναι. Θα ξανανεύει γκέμα. Ναι, ρε. Το να τον ε... πάρω τώρα στο τηλέφωνο, τον πάρω. Όχι, όχι, καλύμα. δεν διαφωνώ σε αυτό. Όχι, αυτό το παιχνίδι. Το, το, το, το, το, το Εγώ τα κάνω στο φτερό. Το πάρω Μ. στο διάλειμμα. Μην Μ. τυχόν και έχει ανέβει, ανέβει. Όχι, δεν έχει ανέβει. Παίζει άλλη, άλλη παράσταση. Ωραία. Θα μου πει, γιατί μπορεί να το παίξει τώρα με στι γιορτέ. Λοιπόν, αυτό είναι πατριωτική αντίληψη. Χωρί να είναι κακοχαρακτηρισμένος με ό,τι υπονοώ τώρα, α πούμε. Και έχουμε και ένα ρόλο εκεί πέρα από λύπη λείπει και θέλει πάρα πολύ. Μαγαζινία. Λοιπόν, να κατεβάσετε, δεν θα το ξέρετε οι περισσότεροι, ίσω. Mm? την ταινία που έχει γυρίσει με τον Κιμούλη, η Πι τη Πίλου. Την έχουμε δει αυτήν την ταινία Εσύ το 5 το Ματωγάκη. Λέω για τους φίλους ναι. Έχει πετύχει ο Σιμανδόρα. Καταπληκτική, mm? λέει πολλά. Την είχαμε βγάλει στα μυστικά περάσματα. Mm -hmm. Εκπληκτική ταινία, καταρχά έχει κάτι γυρίσματα. Απίστευτα. Στην Καλαμάτα πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς μιλά, μιλάς τώρα για τον Καρογερόπουλο, ο οποίος είναι ένας, ένας καλύτερος εν ζωή ηθοποιός Τις, που τι, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Της επωνομαζόμενης νέας γενιάς μετά από τον ασπρόμο αποκυματογράφο. Είναι από του εν ζωή ο ίσως ο, ο καλύτερος. Ο καλύτερος, ναι. Ταλεντάρα, ο Νίκος. Και, και έχει κάνει κάποιες επιλογές πολύ σοβαρέ και δεν έχει φθαρεί. Σωστό. Γιατί είναι και αυτό από εδώ, δεν είναι από εκείνη. Και ζει να, μόνιμα είναι... στην Καλαμάτα, από ό,τι γνωρίζω. Ζει στην Κυπαρσία, πάει στο κτήμα του, ανεβαίνει και αν τι παραστάσει του, τίποτα δουλειέ που έχει στην Αθήνα και είναι Στην κατώ. Κυπαρισία, επειδή δεν γνωρίζω, ζει σε ένα κτήμα μόνο του. Ναι. Τέλο. Τέλο. Μάλιστα. Τι θέλει παρέα τσπά... αν, αν ήταν στην Αθήνα, απλά δεν θα τον αφήνανε ποτέ η παραγωγή να φύγει και από πουθενά. Θα τον είχαν. Ήθενε... Σαν τον Προμηθέα που μετά θα πούμε για το βιβλίο ναι. Θα τον είχαν δέσει και δεν θα τον αφήνουν να πάει πουθενά Είναι από τους καλύτερους τοπίους που υπάρχουν ναι. ναι, επειδή ξέρει όμως το σκατοκύκλωμα του Το σκατοκύκλωμα του ναι, το... Ναι, επειδή... θα, δεν μπορούσε, είναι... θα μπορούσε να είναι εύκαμπτος Να έχει λίγη δισκοπάθεια mm -hmm. Και να παίζει Και να είναι πρώτη μούρη Λοιπόν, τα κανάλια τώρα που είναι άλλη μούρη Θα βγάζουν τον Καλογερόπουλο που βρίσκει το σύστημα Δεν γίνεται και πολλέ φορέ, συμφωνώντα διαφώντα εσένα, πολλέ φορέ το ίδιο το σύστημα θέλει κάποιο να του παρουσιάζει διαδικασίε ότι έχεις δημοκρατία για να νομίζεις ότι έχει δημοκρατία, οπότε παίζει και αυτό. Μπράβο, αυτό όμω δεν γλύφει και γι' αυτό τον αγαπάω <coughs> και θα δώσουμε και προσκλήση τον φέρω εγώ εδώ τώρα, τον πάρουμε τηλέφωνο στο διάλειμμα μου το μουσή. Ε, Μπορεί να βγάλουμε στον αέρα, μα γουστάρικ, mm. τι θέλω να πω. Πλέον πρέπει να κοιτάμε πρόσωπα και όχι δομέ. Αυτή είναι μια τάκα που έλεγα στι εκλογέ. Γιατί έβγαλαμε εδώ το Φάιλο, τον Καπερνάρο. Έφερε το Φάιλο εδώ πέρα. Λομαριά, δηλαδή mm -hmm. δεν μα νοιάζει τι εκφράζουν που μα νοιάζει, mm -hmm. αλλά ότι αυτοί είναι και εκφράστε του εαυτού του δεν έχουν κάνει ευκαμψία. Mm -hmm. Γιατί τώρα θα κάνουμε όλοι η ευκαμψία. Θα φέρουμε το χαλάκι και θα κάνουμε αλλαχάλαχάλα στην Πανεπιστημίου. Εκεί μα πάνε. Εκεί μας πάνε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Όποιο δεν είναι εύκαμπτος έχει εδώ μικρόφωνο. Ή λέμε, είσαι στην παρέα μας. Τέλο, κάνουμε επιλογέ. Και αυτοί εδώ που ακούνε ακόμα, mm -hmm. είναι επιλογή τους που ακούνε τον Αλμπεντουμπούσα, Πάνε τώρα για καφέ. Γουστάρουν γιατί είναι τη από εδώ πτέρυγα. ναι, ναι ακριβώ. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, εάν σε φέρω και τούτο, το συζητήσουμε. Πέντε κονέτα έχει κι αυτό, ρε παιδί μου. Τρει νοημίε, δύο τηλέφωνα που α σηκώσει. Όχι, δεν σου λέω θα γίνει τίποτα. <οί> όχι, όχι, όχι, όχι. Αλλά η προσπάθεια παίζει το ρόλο της <οί> Ναι, ναι, ναι. Όσο αφορά. Όχι, απλά εγώ απογοητεύτηκα πάρα πολύ στο κομμάτι των βορειοπληρωτών <στού> επιχειρηματιών. γι' αυτό <στούσα> μιλάμε τώρα. Ναι, άφησα σωθή... Εγώ ήδη έχω τσαντιστεί. <στούσα> <στούσα> ναι, ναι. Με που δεν καν να ναι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και, και μου έκανε μεγάλη εντύπωση κριτική, μεγάλη, μεγάλη επιχείρηση αμέσως ανταποκρίθηκε σε ό,τι θέλαμε σε ό,τι ζητήσαμε Πάπα, αμέσως, δηλαδή ζητήσαμε πράγματα τα οποία δεν γινόταν και μας τα κάνανε ναι. δεν έπρεπε να γίνουν δηλαδή ήταν υπερβολικά ναι. και, και ήταν δεν ζητώσαν ανταπόκριση τίποτα, απλά θα έμπαινε χορηγία το και μεγάλοι φύγαν από εκεί πέρα με κόπο Εάν ξέρει κάποιος το πώς ζήσαν οι βιορυπηρώτες, οι οποίοι δεν ήταν μέλη του κόμματος, Να. θα σοκαριζόντουσαν, θα σοκαριζόμασταν. Ναι, τέλος πάντων. Ναι, εδώ έχω με... εγώ το χα... χάχαλι, τον Αλέξανδρο, το ξέρεις, Το Χάχαλη, το mm -hmm. μουσικό, τεράστιος. Ναι, το, δεν το γνωρίζω ποσοπικά. Το ξέρεις, ναι. ε, έκανε εκπομπέ εδώ κάθε τάρτη, τώρα είναι λίγο πυγμένο. Τι φροάλλες ήταν εδώ με τη Σκάρλε Τριβέρα την τραγουδίστρια και βιολή του Μπόμπ Τιλαν oh. εδώ στο στούντιο και έχει γράψει ένα τραγούδι για τον Κατσίφα mm -hmm, mm -hmm. βέβαια mm -hmm. λοιπόν και θα σε φέρω σε επαφή και με αυτόν ναι, mm -hmm. γιατί έχει πάρα πολλές γνωριμίες από την αποδόπλευρά της όχθης mm -hmm. τη δική μας που λέμε mm -hmm. συν τον Νίκο δεν ξέρεις ποτέ Εντάξει, ό,τι γίνει δεν έχουμε θέμα. Γιατί, <σοπά> γιατί το παίρνουμε προσωπικά. Δηλαδή, αυτό που κάνει τώρα που έχει κολλήσει και εσύ σε αυτό που είσαι και εγώ με αυτό που είμαι, εάν δεν προσπαθήσουμε. Δεν mm -hmm. λέμε να γίνει. Εάν δεν προσπαθήσουμε, τότε <σοπά> είναι σαν να μιλάμε εδώ και να παραμυθιάζομαστε μόνοι μα. Εντάξει, ναι, όχι, έχουν και εγώ. Λοιπόν, και στο διάλειμμα να τον πάρω τηλέφωνο. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα mm -hmm. να βάλω ένα τραγουδάκι τώρα. Ούτε καν ξέρω ότι έχει λίστα, δεν μα απασχολεί να πούμε ένα νερό. Έχει πολλή πλάκα να πούμε λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα. Ναι. Έχει επιβληθεί ο λεγόμενο νόμος. νόμο. Εγώ λέω: Καπνίζω, μία δεν καπνίζω. Ναι. Και βγήκα χθε, πήγα σε ένα μαγαζί που έκλεινε, σε ναι. ένα σχήμα έτσι. Σαμπούα, έτσι ένα μαγαζί. Ναι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο κόσμο το δέχτηκε. Καλό, μεν. Περίεργο το πώ το δέχτηκε. Ναι. Τώρα που θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Και έβγαινε ο κόσμο έξω και κάπνιζαν όλοι έξω. Ναι, έχει υπόψη όμω uh -huh. την πουστιά του πράγματο. Ναι. Δεν την έχει δει κανεί. Για παιστίνα. Γιατί δεν τον κάνει στον νόμο το Μάρτιο ναι. να ισχύει αυστηρά. Και να περάσει απαλά. Να περάσει απαλά με στο καλοκαίρι. Ναι. Ο άλλο θα καπνίζει έξω. Εντάξει, mm -hmm. έχει ζέστη. ούτως ώστε θα συνηθίσει mm -hmm. εντό εισαγωγικών mm -hmm. όλα αυτά. Και όταν έρθει όχι χειμώνα, mm -hmm. θα έχει συντοπίσει ο εγκεφαλό του και θα πει: Ακάνω τσιγάρα. Πάω έξω, μη φάει και πρόστιμο ο mm -hmm. Γιατί το κάνεις με στι γιορτέ. Για δεν το κάνει γιατί ενδιαφέρεται αν καπνεί εσύ ή εγώ mm -hmm. και για την υγεία μου. Mm -hmm. Στο φινάλε-φινάλε, δική μου είναι η υγεία θέλω την κάνω ρεκόρ mm και -hmm. θέλω να κάπνιζω. Αν πει εσύ. Όχι, δεν το κάνει. Το κάνει και καλά για του παθητικού καπνιστέ. Ο παθητικό καπνιστή yeah. να επιτρέψει στα μαγαζιά να έχουν για μη καπνιστές. Γιατί ενώ καπνίζουν όλοι mm -hmm. και οι βουλευτέ. Είχε πολύ πλακαμίσει τη εγώ Παρασκευή βράδυ mm -hmm. σε ένα καφέ που πάω και παίζει ένα φίλο μουσική, mm -hmm. ήταν άδειο. Ναι, ναι, ναι. η πλάκα είναι ότι στο συγκεκριμένο δηλαδή, μαγαζί δηλαδή αντι 40 άτομα είχε 12 ναι. και απέναντι ένα που είναι δίπατο και είναι τίγκα κάθε ναι. τριήμερο ναι. τουλάχιστον και είναι και πιο νεολαιστικό ναι. ήτανε κλειστό δηλαδή σκοτεινά κλειστό σπίτι εμένα μου έκανε εντύπωση ότι στο μαγαζί αυτό ήταν ότι είχε κόσμο και, αλλά δεν είχε κατανάλωση ποτών, και εγώ δεν πίνω τους άλλους αλκοόλ. Μα δεν είναι εγώ, είναι όλοι. Ναι, ναι, εγώ δεν πίνω αλκοόλ. Αλλά και είχε κόσμο που είχε πισχίσει. Σε μια στιγμή έχει περισσότερο κόσμο έξω από μέσα. Άρα τι βγάζει τον κόσμο έξω να καπνίζει, αυτό παραμυθιάζομαστε, ξέρει γιατί το κάνει. Άχι. Να έχει ψυχολογικά, διότι ο πιο φτωχό, ο άστεγο στο μοναστηράκι, άμα σε δει, mm. σου λέει, ρε φίλε, δώμονα τσιγάρο. Mm -hmm. Θέλει να καπνίσει. Το του περιορίζεις και να καπνίσεις, δηλαδή, θα σε έχω καριόλι εκεί, δεν θα καπνίζεις. Και βάζω και νόμο, ενώ ξέρει ότι όλοι καπνίζουν, θες να με σώσει, μην πουλάς τσιγάρα στο περίπτερο. Να το Όχι, θες να με σώσει μή τη φορολογία να με καπνίζω, να με κάνεις να τρελαίνω. Με. Ναι, ναι. στη Νέα Υόρκη που είχαν κάνει μια μελέτη, αν περιορίσουν το τσιγάρο ή το αλκοόλ, mm -hmm. για του αλκοολικούς κλπ. Είπε οι μελετητές, είπαν ότι θα αυξηθεί η εγκληματικότητα 70% και οι αυτοκτονίες. Για το τσιγάρο και το αλκοόλ. Του στερείς το τσιγάρο και το ποτό του. Mm -hmm. Και λέει, αν κάνετε μέτρι, μέτρα για να τα περιορίσετε αυτά, θα αυξηθούν η εγκληματικότητα και οι αυτοκτονίες. Yeah, λοιπόν, εδώ, στο κάνει ψυχολογικού λόγου, σου λέει, και το τσιγάρο θα του κόψω και δεν να Έτσι γουστάρω, δεν έχουμε δημοκρατία. Αυτός okay. που δεν καπνίζει να μην μπει με στο ντουμάνι, να κάτσει αυτός όξω στο έθειο, <laughs> που είναι ένας. Τώρα βγήκαν έξω οι δέκα <laughs> και κάνανε μια μελέτη οι τώρα εγώ τα διαβάζω. Ah, ναι, Α, Θα κλείσουν και θα βγουν στην ενεργεία 40.000 άτομα. Ναι, χτες παρατήρησα στο μαγαζί αυτό, δουλεύανε πάρα πολλοί άνθρωποι και πολύ ευγενείς όλοι του. Ναι. Πολύ ευγενή, πάρα πολύ ευγενή όλη του. Ένα που έκλεισε στη Θεσσαλονίκη, Λέγω λεφτά έχω στην άκρη. Mm. Πάρτε 30 λέει τώρα στο ταμείο ανεργία και το κλείσει το μαγαζί. Λέει, Γεια σα. Και αφήσει Θα καπνίζει ο άλλο και θα μπαίνει να με γράφει. Εισπρακτικό είναι ο νόμος. Σου λέει: να Τα παίρνουμε. Τώρα θα πάνε και στα μπουζούκια. Λέει το Ρεβεγιό Μπορεί τα να Χριστούγεννα. Να πανεί, το Ρεβεγιό πάνε. στα Χριστούγεννα να. θα μπει και θα του κλείσει το μαγαζί του άλλου, ρωτάω. Είναι αλήτε. Τελείω, τελείω. Είναι αλήτε. Είναι, δεν έχω κατάλαβει. Και η πλάκα είναι ότι στη Βουλή καπνίζουνε. Ναι, αλλά εσύ δεν μπορεί να πα να πάρει το 1142 να πει καπνίζει. Α, καλή, ωραία ιδέα αυτή να πάρουμε το τέτοιο. Αλληλοχαβιαδεί. Μήνε. Ναι, να... Βάλαν τον Έλα, επειδή ξέρουν ότι είναι μαλάκα. τηλέφωνο. λοχαβιαδεί, ε το Έλληνα. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο να πούμε επώνυμα. Να πούμε ότι καπνίζουνε που στην Οδωτάδε. Ε? Ρε Αγόρι μου, τώρα βάζουν τον Έλληνα να καπνίζει. Όχι, το δεν κατάλαβα. Έχω εγώ παρτίδε. Κατα... Το κατάλαβα, ποιο θα πάει. Αυτό είναι η αγέλεια τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Γιατί? Να, ε, π, να, τς, με, να πάρουμε τηλέφωνο με κυκλή σα. Καταγράφετε. Ναι. Τον άποδο θα κουμπώνει. Και, και τι έγινε, σε Ποιο θα βάλει πρόστιμο στον καφετζή τη Βουλή. Όχι, και στο βουλεύμα. Ε, ε, ε, ε, αν καπνίζει κάπου, σου βάζουν και στο κατάστημα και σε εσένα που καπνίζει. Ναι. Και, ωραία, θα στείλουμε αυτούς. Άρα τι θέλω να πω Αυτοί που το παίζουν mm. εκ του ασφαλούς mm. Και λέει θα σας βάλουμε Αν στο μεταξύ σας mm. Πάρτε για τους τη βιομάζα Τη λάσπη που σας φέρνουμε Θα τους αποδεχτείτε Και εμείς θα μας θα και θα γελάμε Αυτό κάνουν Το κατάλαβες το εργάκι Και όλοι λένε Βγάζουν στον αέρα Γιατί κάνουν μοντάζ Αυτού που λένε ναι, να τηρηθεί ο νόμο έχουμε δίκιο, και ρωτάνε του τρει που δεν καπνίζουν. Του 97 που καπνίζουν. Εχθέ, εσεί στην Ανίτα καπνίζατε μέσα στο στούντιο, καπνίζαμε στα διαλύματα. Καπνίζατε, ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαν φέρει δύο αγάπητε χάπια εδώ, τέτοιε εκεί από την περιοχή μου το από το Μοντάζα πάνω. Πού, πού γυρίζετε, ποια περιοχή. Σε ένα στούντιο στα βόρεια προάστια. Στα μελίσσια αυτό εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. είναι παλιά το φινοφίνγκ. Mm -hmm. Ναι. Στο Ρέμα, λε, εκεί και πέρα. Ναι, mm. και κοιτάγανε ποιο καπνίζει σε ιδιωτικό χώρο τώρα mm. για να πάρουν το 1142. <συσίλυν> ε, δε, δε, δε, Εθελόντριε. Δεν είναι δημόσιο ιδιωτικό ο νόμο, λέει δημόσιο ιδιωτικό. Δηλαδή, μαγαζί. Αυτό είναι ιδιωτικό καθαρά χώρο. Ναι, παρόλα αυτά ήταν εκεί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα και βγαίναμε έξω είχαμε είχαν στο κρύο. Και εκείνη και το Ρέμα τη Πεντέλη και είσαι χτυπάει. Λοιπόν. Τώρα θα βγουν όπω οι vegan, όλε οι τρελέ και οι τρελοί αγάπητοι θα βγουν και θα καρφώνουν ένα στον άλλονε. Ναι. Διαφωνώ, περίμενε λίγο. Ναι, διαφωνώ τώρα όσο να θες. Σπο, να σπο, διαφωνώ αυτό που λες για του vegan, διότι ε, δεν έχει σχέση το vegan με το, με το ένα με το άλλο. Το vegan ναι. δεν έχει σχέση, αλλά οι ψυχασθενεί που το παίζουν vegan έχουν ναι, σχέση. Ναι, ναι. ναι. Υπά... Κάποιοι οι οποίοι είναι σε ακραίε μορφέ, ναι. Δεν είναι κάποιοι, ναι. είναι πολλοί κάποιοι αυτοί. Δεν είναι όλοι. Θέλουμε... Όμω. Σου λέω και άλλη τρίπλα. Δεν είμαι vegan, δεν έχω φτάσει στο επίπεδο να είμαι vegan. Ναι, σου λέω και άλλη τρίπλα. Το κάνουν mm -hmm. γιατί κυβερνάει η ολιγαρχία. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Δηλαδή, όταν τρει δεν καπνίζουν και πενήντα mm -hmm. καπνίζουν, mm -hmm. ο νόμο είναι για του τρει, ναι δεν για του 47. Και του βάζει να καρφώνουν κιόλα. Άρα, ποια δημοκρατία. Δηλαδή, είναι νόμοι για του λίγου. Αφού όλοι καπνίζουνε. Το, το καλύτερο που είπε είναι να πάρουμε τηλέφωνα καθώ με τηλέφωνα. Δεν βολή. λέμε το θέμα υγιεινή γιατί καπνίζω τώρα. Ένα άλλο κομμάτι. Αφού οι πολλοί καπνίζουνε, εσύ βγάζει νόμο να μην καπνίζουν και βγαίνουν έξω και καπνίζουν το κόβουν Άρα τι κάνει το νόμο, κλείνει τα μαγαζιά. Κλαίνε. Τώρα μια εβδομάδα εσύ αυτό, ήμουν να σου και ένα. Με Σε ναι, μαγαζί εσύ. που συχνάζω και το Σάββατο έχει πάρα πολύ κόσμο, την Παρασκευή έχει λίγο λιγότερο. Αλλά έχει α πούμε πέντε άτομα mm -hmm. μέσα. Είχε έντεκα και οι δέκα ήταν έξω. Οι άλλοι δεν πήγανε γιατί άνθρωποι να βγω από το σπίτι μου με το κρύο. Να πάω να ακούσει η μουσικούλα μου. Να πιω mm -hmm. το ποτάκι μου. Να κάνω ένα τσιγάρο. Σου κόβει και την πιο φτηνή απόλαυση. Είναι ψυχολογικό. Γράφω το και δέστο. Σου λέει, Πούστε, δεν θα κάρνει Γιατί έτσι γουστάρω εγώ. Α, εγώ μπορώ να καπνίζω, γιατί είμαι βουλευτή. Δεν μπορώ να μου κάνει εσύ τίποτα. Όχι, να πάρουμε ένα τηλέφωνο το 11 πώ το λένε να πούμε ότι καπνίζουν στη Βουλή. Λοιπόν, τώρα θα κόψουν και τι ταινίε σα προ που έχει μέσα πλάνα που καπνίζει ο συνομιλητή, ο παίχτη, ο ηθοποιό. Όχι, ρε, δεν μπορώ να το κάνω, απαγορεύεται αυτό. Ναι. Μετά θα σου πει μην μπίνει, γιατί θα πάθει κύριο του ύπατο. το μεταξύ μίληγα με μία γυναίκα. Αυτά τα κάνουν για τα σκοπρόσκυλλα που κουβαλισαν εδώ. Προσκύλει. Αυτά α... που ενοχλούνται ε. Θα αλλάξω εγώ τις συνήθειές μου Μα Γιατί και... ήρθε ο Καριώλης εδώ εάν, εάν Να μιλάς... βάλω να χαλίνα να προσκυνάω κάθε πέντε φορές αυτοί Δεν αυτοί... γίνεται ρεμάγκα, Και αυτοί καπνίζουν Αυτοί καπνίζουν από όλα Τις παπαρούνες του Αφγανιστάν καπνίζουν αυτοί Κύριε Είναι και... ο νόμος Μεγαλύτερη πουστία δεν υπάρχει Από αυτό τον νόμο Δεν υπάρχει Uh, ο Κώστας μου λέει εδώ: Αν είσαι άσπρος, χριστιανός και στρέι, τότε είσαι φασίστας και πρέπει να εξοντωθεί. Τάλω μου. Mm -hmm. Σα ανηκυλίσει περισσότερο. Ναι ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι στημένο το εργάκι. Εγώ δεν το επιμερίζω προσωπικά. Βλέπω την τρύπα από τη βελόνα. Η τρύπα από τη βελόνα είναι αυτά που σου είπα μη για να, να ανοίξουμε αλγούβεντα, πάμε, πάμε μετά, πάμε. να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ αγαπητοί φίλοι, albedo14.com, εδώ που τα λέμε όλα και τους έχουμε γραμμένο στα παπάρια μας. Since you're gonna home has changed I just wanna get out of here. Φίλε με το 14 τελικά ακόμα άγνωσαι επισκέπτε κάθε κριτική βράδυ έχουμε πάντα εδώ φίλου, φίλους, Τα κοπρόσχυλα τα έχουμε στουτάρι όλα. Κάνουμε και λάθη, ρε παιδί μου, αλλά την παλάμη και όχι το βοήθοιε. Δηλαδή, τον βλέπει τον άλλο ε, στην Αρένα και του λε, εντάξει, περάσει έξω. Λοιπόν, έχουμε τον τάλο το φουράκι. Εδώ θα πάμε και σε άλλα πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα σιασία. Να άσουμε και αυτά που μου είπε στην αρχή. Δεν τα ξέρω εγώ γιατί βόρειο έπρεπε αυτά και τι ταινίε και το και κετάλο. άλλο. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Α, ότι είναι στημένο το έργο. Δηλαδή δεν υπάρχουν μέχρι. σύνορα, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει κράτος να πας σε στην Αφρική να πας και μπει στη δική του περιοχή που είναι σκαλίβες με τα κόκαλα στη μύτη, και θα σου πει με το κοντάρι προτεταμένο, μάγκα, προ τα που πας εσύ. Γιατί να προστατεύσει το χωράφτη σου, λέει: Ποιο είσαι. Και εδώ μπαίνει δηλαδή, όλοι δηλαδή, μέσα δηλαδή. και βγαίνει ο πρωθυπουργό τη χώρα ναι, να και πω, λέει: δηλαδή, Αυτοί δηλαδή. όλοι θα μείνουν εδώ και θα του δεχτούμε. Δηλαδή. Γιατί του κρατάνε τον κόλλο. Οι άλλοι από πάνω διώχνουν και αυτού που έχουν ήδη σιγά σιγά από το βορρά και εδώ. Και υπάρχει νόμο, ο οποίο έχουν δείξει τηλεόραση μερικοί άλλο δαπάν, κοπανίσου με την πάτρα από εδώ από εκεί άλλο θα και του λαμβάνουν. Ε, θέλει να φύγει, τον κρατά εδώ. Απαγορεύεται η το συνθήκη του Σέγγεν. Κοίταξε κάτι. Ε, η το... συνθήκη του Σέγγεν ισχύει μόνο για μα. <laughs> Ακριβώ. Ναι. Ε, η... Λοιπόν, το στόμα κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, ναι, είναι, είναι μια περίεργη συνθήκη όπου αυτοί, αυτοί βρίσκονται εδώ πέρα. Του έχουν εδώ πέρα εγκλωβισμένου. Κανένα από αυτού δεν θα ήθελε να είναι στην Ελλάδα, εννοείται. Στη βάση του, όχι, ναι. Αλλά και αυτό είναι σενάριο. Δηλαδή. Του χρησιμοποιούν ναι, εν αγνία του mm -hmm. στου 9, στου 10, και σου λέει: Θα δεχτεί αυτού, θα σου κόψει το τσιγάρο, αύριο θα σου κόψει το ποτό, μετά θα πει μετά τι 11. Εντεκα... Αυτάρα δεν γινόταν στη Χούντα. Όχι, ο καλύτερο νόμο παντός είναι του φίλου μου, του φίλου μου με... είναι τάξη, τον ξέρω καλά. Ποιο είναι του παπαθεμελή, εγώ δεν τον πρόλαβα που λέμε τώρα για Αυτό ήταν λόγω θεμάτων για την ενέργεια Όχι για την ενέργεια, ήταν Έτσι, για είχαν που είχαν ξεσαλώσει τότε Να σου πω κάτι, ναι. στις δημόσιες πειραισίες ναι. που είναι μαγαζί δικό σου και ναι. τους πληρώνεις εσύ ναι. πες του να πηδά και από τα παράθυρα όχι, όχι δεν Στο μπο... δικό μου το μαγαζί εγώ να κάνω λίγο... τη γουστάρω ψάμα, ψάμα, ψάμα. Τότε ο νόμος αυτό ήταν γιατί γινόταν ήταν όλη την ώρα έξω και ήταν μια ωραία περίοδος αυτή που κλείνανε τα μαγαζιά τρεις ώρα. Ο αυτός να ξέρεις, νομικά, επειδή το, νο... το θυμάμαι, το είχαμε ζητήσει, είναι... Σε, σε αναστολή, έτσι, μπορεί να αναπτύξει. Υφίσταται, είναι σε αδράνεια. Ναι, δεν σε αδράνεια, έχουμε καταργήσει. Αναστο... Δεν, δεν έχει, δεν έχει Βρε Εδώ η μισή νόμη, τώρα που mm -hmm. μιλάμε, mm -hmm. η μισή, mm -hmm. άμα δει mm -hmm. ή του ακούσει, αλλά δεν δίνει σημασία ο κόσμο. Mm. Λέει νούμερο τάδε νόμο κάθετο 72, 71, 69. Mm. Είναι, είναι από ναι. απ τη, ναι, απ τη, ναι, απ τη Χούντα. Ό,τι του βολεύει η Χούντα, το κρατάνε. Ό,τι δεν του βολεύει, λέει καλά, άστρο είναι άκρη Δεν το καταργούν. Έτσι, για να συνεννοούμεθα. Ναι, εννοείται. Ναι. Αλλά έχει, ναι, έχει πολύ πλάκα όλο αυτό, να δούμε πού θα πάει. Ξέρεις ότι υπάρχει νόμος, για να κλείσουμε και το κομμάτι αυτό αγαπητοί φίλοι, θα πούμε πολλά με τον άλλο άποψη. Υπάρχει νόμος του 30 τόσο επί Βενιζελού. Όχι που... 30 τόσο επί Βενιζελού, παπαπάγου θα ήταν, ναι, ναι. 30 τόσο, όχι 50 τόσο, 30. Α. 30, που ήταν ο Βενιζελός. Α, ναι, σωστά, ναι. Λοιπόν, υπάρχει νόμος... Βενιζελού, ναι, σημα, ναι. Για τα ακριβά τσιγάρα αυτά που λέγαμε τα Αμερικάνικα, mm -hmm. ισχύει στον Πυρεά ο νόμος. Mm -hmm. Άσχετα αν δεν λειτουργεί, ισχύει. Mm -hmm. Εάν σε πιάνανε λοιπόν με λαθρέο πακέτο, mm -hmm. με την μπλε κορδελα δηλαδή αφορολόγητο, mm -hmm. είχες δεν ξέρω πόσες χιλιάδες πρόστιμο ανατσιγάρο που είχε μέσα. Ανταν όλο το πακέτο επί 20 που έχει το πακέτο. Mm -hmm. Ο νόμος ισχύει. Mm -hmm. Άσχετα τώρα, αν έχουν πάει 5 ευρώ τα τσιγάρα, ούτε να καπνίσει, δεν μπορεί. 7,5 ευρώ έχει πάει το φακελάκι που καρπνίζει ο φοιτητή ο φοιτητής στο στυφτό και πουλούνται και λαθρέα 5 ευρώ, όλη η κούτα, συνοδό Αθηνά. <χω> Ξέρει τι πάνε να κάνουν, Θε να σου το πω. Mm. Το είχε πει πριν 10 χρόνια ο Τζέφρι, mm. ο Γαπ. Mm. Βάλτε μια γλαστρούλα στο παράθυρο. Θα νομοποιηθεί μαστούρα ναι, και θα, όλοι... θα παγορεύει το τσιγάρο. Γιατί γιατί Για το είναι τσιγάρο δεν σε μαστουρώνει. Εάν ναι. όμως είναι όλοι μαστουρωμένοι και είναι χαρά. στο τραλαλάχα χαχα ναι. θα περνάνε οι νόμοι αυρόχης ποσί και θα λέμε έχουμε δημοκρατία. Γιατί επειδή είσαι μαστουρωμένος. Τέλος πάντων, εντάξει, θα αφήσουμε τώρα. Το... Τα ξέρω από μέσα, εκεί πάει το εργάκι <coughs> και βγάζουν κάτι... Τρελούς και κάτι τρελέ και λένε νέο ναι, νόμος. Ναι, Ποιο νόμο Μαλακα, είσαι μάλλον το δεν είσαι Ο πατέρας μου έλεγε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Ήμασταν <Τνα> στο Κολωνάκι και από πάνω έμενε, να σου πω και μια ιστορία. Φούντα παιδεία ελευθερία, αγόρι μου. Ακού, Φούντα ελευθερία. Να σου φέρω και ένα αντίλογο σε αυτό το οποίο λες. Ήμασταν με τον πατέρα μου 1995 και ο πατέρα μου έπαιρνε μαζί του πολλέ φορέ στου καφέδε που έπαινε Και ήμασταν στο Κολονάκι, στην παιδεία του Κολονακίου, με του φίλου του από την εποχή την παλαιά, του 1-1-4 τη εποχή ήταν ο πατέρα μου. Ναι. Και από πάνω ακριβώ έμεινε ο Λαμπράκη. Ο πατέρα μου είχε έρθει από πολύ παλιά σε κόντρα. Ο Λαμπράκη, ο Δόλ. Ο Δόλ, ο Ο πατέρα μου είχε έρθει από πολύ παλιά σε κόντρα με, λα... με το Λαμπράκι, διότι ήταν. Κοντά ήταν... στο μικρόφωνο, Ναι, ήταν, ήταν δημοσιογράφο του Λαμπράκη. Ναι. Έκανε ελεύθερο ρεποντάζ. Και του κόψε μία φορά, τούκο, δύο φορές, κάποιες φορές του κόψε το ελεύθερο ρεπορ, το ρεπορτάζ του. Του πατέρα σου. Του πατέρα μου και ο πατέρας μου είπε κάποιες αρκετά βαριές κουβέντες μέσα εκεί. Δεν το σήκωσε αυτό και έφυγε. Από τότε βέβαια δεν, ξαναδε, δεν ξαναέγινε ποτέ δημοσιογράφος ο πατέρας μου. Ε, ναι. Λοιπόν. Ε, ε, Γιατί δούλευε σε δημοκρατικές εφημερίδες. Ναι. Τότε τα νέα ήταν δημοκρατικά, απλά ελεγχόμενα δημοκρατικά. Λοιπόν. Ναι, δημοκρατικά απέναντι από τη δεξιά κυβέρνηση. Ναι, λοιπόν. Και τι γίνεται, είπα, δημοκρατικά, ναι, μου, ελεγχόμενα από τον εκδότη. Παρακαλώ, Όπως είναι παντά, όλες παντά, οι εφημερίδες. Έτσι. Λοιπόν, και... Είχε ανακαλύψει ένα σκάνδαλο. Τότε ο πατέρα μου είχε πει με τα σπίρτα. Τότε τα σπίρτα ήταν όπω είναι το Δούνο Μ, του σήμερα. Μονοπόλιο. Και είχε βρει ότι ήταν κάτι λιγότερα τα σπίρτα. Η ζάχαρη. Όχι, όχι, όχι δεν κατάλαβε. Πρόσεξε με. Τα σπίρτα πένανταν το κουτάκι 50 φερειπίν. Και είχε ξέρω εγώ 49 και είχε μετρήσει ένα κυβότιο σπίρτα. Ναι. Και είχε βρει πόρτα σπίρτα. Λείπουν, ναι. το, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Ναι. Γιατί τότε τα σπίρτα δεν πήγαν τα μπεί κανα Όχι, βέβαια. Λοιπόν, Χωρί σπίρτα δεν ζούσε. Ναι, λοιπόν. Τέλο πάντων, να μη στα Τέλο πάντων, νομίζω ότι πω λόγο και. Είχε κάνει και μία μελέτη με το ενόπνευμα. είχε κάνει ένα ρεπορτάζ. Το πόσα μιλιμέτρων είναι το ενόπνευμα. Και αυτό ήταν μονοπόλιο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Είχε πάρει κάτι δείγματα. Τέλο πάντων. Και ήταν λοιπόν εκεί πέρα και βρίζαν όλο το λαμπράκι. Και λέγανε Α, ο, ο λαμπράκι, ο κ. Και, και του λέει ο πατέρα μου: Κοιτάξτε κάτι. Λέει. Το δίκαιο, και αν θέλουμε να λεγόμαστε δημοκράτε, πρέπει νομικά να είναι. Μόνιμα κυβέρνηση και να σχηματίζουν mm -hmm. την κυβέρνηση ο Λαμπράκη και ο Μπόμπολα. Ναι. Και όχι αυτού που έχουμε πρωθυπουργού. Τότε δεν θυμάμαι ποιο ήταν ο πρωθυπουργό. Και καλά του εκλέγουμε εμεί. Ναι. Γιατί λέει κάθε μέρα του ψηφίζουμε. Αγοράζεται κάθε μέρα το έργο. Την εφημερίδα. Την εφημερίδα και τα νέα που η μία είναι του Λαμπράκη και η άλλη είναι του Μπόμπολα. Άρα συντηρεί αυτού. Παγόσανε. Πάγωση. Παρέα. Λέει τότε δεν μπορεί. Γιατί ο ένα διπλωμένα τα νέα. Λέει δεν μπορώ κι εγώ που. Πολλέ φορέ τα αγοράζω και εσείς που τα αγοράζετε να είμαστε αρνητές αυτών, εφόσον εντό εισαγωγικών του ψηφίζουμε μέσω της αγορά μας Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν, και για, το, και για το πολιτικό σύστημα αυτό, δεν μπορώ εγώ να βρίζω. Μιλάω τώρα με υποθετικό λόγο το εγώ. Ναι. Ε, να βρίζω το πολιτικό σύστημα, εφόσον πήγα και του ψήφισα, αλλά δεν μπορώ να βρίζω εγώ. Το Αφού είμαι στο στούντιό του. Στο στούντιό του αυτή τη στιγμή. Ναι. Καταλαβαίνει. Ναι. Ε, ε, ε... είμαστε Μια ωραία ατμόσφαιρα που λέγει ο Λιόπουλος Ναι, δηλαδή δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό το οποίο ε, Νομίζω ότι είναι. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο πολύ κατανοητό. Όχι, εδώ ευτυχώ έχουμε νόημονα όντα και ναι. με χιούμορ. Ευτυχώ. Ναι, δεν, δεν, το, δεν το λέω καθόλου με χιούμορ. Είναι κάτι καθόλου. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Αντιλαμβανόμεθα όλοι τα πάντα. Ναι, ναι δηλαδή και αυτό που λέγαμε πριν και με το σύστημα είναι πούμε και με τις θεατρικές παραστάσεις πάνε κάποιοι και λένε okay", κάτι. άκουγα κάποιους που βρίζανε μια πολύ γνωστή εμπορική παράσταση και, πήγανε και... πήγαν και την είδαν ένας πήγε και την είδε μια φορά και δεύτερη φορά και του λέω πώ τη βρίζει εφόσον τη χρηματοδότησες δύο φορές ναι. λέω κάτι ας πούμε ναι. και ισχύει είναι... σε διάφορα επίπεδα αυτό σε όλα και ιδιαίτερα στα πολιτικά επίπεδα στα ε, πολιτικά επίπεδα. Ε, ε, βέβαια, ρε. είναι όλο το σύστημα οχι φθαρμένο. Διεφθαρμένο. Και δεν πρόκειται να σωθεί τέλεια. Εγώ το έχω πάρει χρόνια, απλά τώρα το διαπιστώνουμε όλοι από κοινού. Αλλά από κοινού δεν κουνιέται κανένα. Νομίζω ότι θα διασωθεί ο καθένα μόνο του. Λάθο. Εάν δεν συνεργαστούν ναι, στο επίπεδο που ο καθένα νομίζει και μπορεί, με το διπλανό του, με φίλου ή να πάει να του ψυχαστούν. Να να σου δω. να σε πάω κάπου αλλού. Παρακαλώ. Στο καινούριο βιβλίο που γράφω, θα μιλήσουμε μετά για το, για το βιβλίο που κυκλοφορεί τώρα, για το νέο βιβλίο που γράφω, για τον Πιθαγόρα. όπως ναι. ξέρει καλύτερα, όπω ξέρουν και οι ακροατέ, έχει φτιάξει μία μικροκοινωνία. Το, στην πόλη του Κρότονα. Το Μακόιο. Το Μακόιο, μάλιστα. Και εκεί πέρα ήταν μια μικροκοινωνία που ζούσαν, με οι, οι οικογένειες ζούσαν οι άνθρωποι και κάποιοι είχαν την ευκαιρία όσοι μπορούσαν και είχαν μια δυνατότητα πνευματική ναι. να γίνουν και μαθητές του. Δεν ήταν απαραίτητο να είσαι μαθητής του. Ναι. Ήταν μια μικροκοινωνία όπως μας περιγράφουν οι βιογράφοι του. Ε, και ο Ιάνβληχος και ο Πορφύριος λοιπόν, μια μικροκοινωνία τι έγινε σε αυτή τη μικροκοινωνία ναι αντέδρασε το τότε πολιτικό σύστημα του Κρότονα και τη διέλυση σκότωσε τον καθοδηγητή της μικροκοινωνίας ναι, γιατί αν αυτή η μικροκοινωνία γινόταν μεγαλοκοινωνία όχι, ήδη είχε ξεφύγει είχε γίνει μεγαλοκοινωνία και πρόσεξε προ... προ... δεν ήταν πολύ απλό για να μπεις μέσα έπρεπε να δώσεις στην κοινωνία όλα σου τα περιοσιακά στοιχεία. Ήταν όλα τα μοιραζόσουν. Ναι. Ε, Όλοι με όλους. Τι γινότανε τώρα. Ε, το σύστημα λοιπόν έχει μια τέτοια εντροπία της αυτοκαταστροφής. Ναι. Αυτό ίσω oh. να είναι και στη φύση του ανθρώπου αυτό το οποίο ζούμε. Δηλαδή, ε τώρα... τότε ποια είναι η εξέλιξη και η αυτοβελτίωση που λέμε μερανύχτα. Όλοι από την ίσως να είναι προσωπική σήμερα. η αυτοβελτίωση. Δεν νομίζω να υπάρχει τελικά κοινωνική αυτοβελτίωση. Με λετώντας, λέω... Μα η προσωπική θα γίνει κοινωνική, θα βελτιωθώ εγώ. Θα μπορώ να κάνω παρέα με σένα γιατί έχει αυτοβελτιωθεί και εσύ. Ο παρακάτω ο παρακάτω, εσύ, παρακάτω δηλαδή, και είσαι, θα αποτελέσουμε εξ... ένα αναβαθμισμένο σύνολο. Από ό,τι είδα, α πούμε, και με, στο, στο παράδειγμα με το Πιθαγόρα, <laughs> από ό,τι είδα σε μια... Μεγάλο κλίμακα, όταν αυτό μεγαλοποιείται, πα, πα, γίνεται πιο μεγάλο, πιο μεγάλο, πιο μεγάλο, μετά αυτό βρίσκει, έρχεται κάποιο και το διαλύει. Δεν ξέρω ιστορικά για ποιο λόγο γίνεται, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, αλλά βλέπω α πούμε και, σ, και τώρα, α πούμε, και στην Εδώ πέρα. Με, με του αλλοδαπού αυτό γίνεται τώρα. Αυτοκαταστρέφεται η δυτική κοινωνία. Κοίταξε, σημαστε, με κάθε, τα καλά και τα κακά Πρέπει να, να είμαστε δίκαιοι τώρα επειδή πάλι στο στη σύγχρονη κατάσταση. Μα να το γιώνουμε. Πρέπει. Πρέπει, πρέπει. Για να είμαστε δίκαιοι. Όσο αφορά για τους επωνομαζόμενους αλόδαπούς, που είναι μια μεγάλη πληγή και για μας και για αυτούς, ε, αυτή για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, όχι η Ελλάδα, και δεν το λέω ποιηδί με η λεγόμενη δυτική κοινωνία με τις ε, παλές απικίες, μιλάω για Αλγερία και την Ισία Μαρόκο και λοιπές κοινωνίε τι κοινωνίες, τις διαλύσανε τις χώρες αυτές, έτσι. Βέβαια. Το Ιράκ, λόγω του ότι ο πατέρας μου είχε ασχοληθεί πάρα πολύ και τώρα θα γράψω και ένα άρθρο, «Επαρφωμίς το βιβλίο του πατέρα μου το μίξ και ανακύκλησης». Σωστό που είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το κόμμα το Μπάθ, Το Μπάθ είναι το κόμμα που, που κρατούσε όλους αυτούς που ονομάζουμε σήμερα τζιχαντιστές. Τους κρατούσε το Μπάθ πίσω και τους ήλεγχε να μην ξεφύγουν. Ε, ο τελευταίος που έχει μείνει από το κόμμα το Μπάθ είναι ο πρωθυπουργός της Συρίας, ο νόμος πρωθυπουργός Συρίας, ο Άσα, ε, ενώ ένας άλλος εκπρόσωπος ήταν τον Σαδάμ Χρουσέιν, του Ιρακινούς Τρέφη που, εξ, που, που δημιουργήθηκε από το Ιράκ, που δημιουργήθηκε είναι και ουσιαστικά η άτυπη έδρα του ΆΙΣΙΣ ε, είναι το πρώτο, από τις πρώτες χώρες που χτυπήσανε οι λεγόμενες δυτικές κοινωνίες. Ναι. Άρα, λοιπόν, στην Αραβική Άνοιξη. Ναι, ναι, στην αρ Αραβική Άνοιξη. Ναι. Άρα λοιπόν, ίσως οι δυτικέ κοινωνίες πληρώνουν ένα μεγάλο τίμημα ναι. Αυτού το οποίου θρε... θερύψανε Κάνανε, Κάνανε θε... <χω> Δημιουργήσανε θείλες και Θρέφουν τυφώνες αυτή τη στιγμή Άρα τώρα και ποιος και κακό... Και ξέρεις ποιο είναι το κακό ότι Η καημένη Ελλάδα Και το λέω το καημένη χωρίς εισαγωγικά Μα εμείς δεν είχαμε απικίες όχι, όχι, δεν είναι θέμα Είναι, είναι εκεί που λένε τα Πώς Βουβαλια, λένε, τα φουβαλια, Και υποφέρουν τα βατράχια ναι, Ούτε καν βατράχια δεν είμαστε Μύγες Ναι, ναι, ναι και έχουμε α πούμε τον άλλον τον επωνομαζόμενο αυτοπροσδιοριζόμενο Σουλτάνο να σου λέει θα ανοίξω την κάνουλα με τους μετανάστες ναι. και ποιος τους, έρχονται οι μετανάστες και ξέρεις ποιο, το κύμα που έρχεται δεν είναι Βαλκάνι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί οι Βαλκάνοι ήταν υπήρχε μια αφομοίωση με τους Βαλκάνιους. Οι Βαλκάνοι μπορούν να συνενωθούν. Στα... Το, το, το, το ξέρει ότι υπάρχει ένα, μια μελέτη κοινωνική ότι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν τους, τους μετανάστες αυτούς είναι το πρώτο κύμα μεταναστών στην Ελλάδα από τους ναι. Βαλκάνους. Ναι. Τους μισούνε Ναι, γιατί έχουν αφομοιωθεί εδώ. Όχι, Όχι δεν έχουν αφομοιωθεί, έχουν ενταχθεί. Ενταχθεί πλήρως. Ναι, τα παιδιά του σχολεία και λοιπά, έχουν βρει την ηρεμία τους. Φύγανε και αυτοί από καθαστώτα του Χότζα και δεν ξέρω και, και, και σου λέει τι φέρνεις τώρα εδώ. Δηλαδή πρόσκειται, το είχα πει σε μια λίγο, εκπομπή, το ξαναλέμε τώρα λόγω που είναι κουβέντα σε αυτό το σημείο. Ανά 20-25 χρόνια που είναι μια γενιά, σου μολύνουνε τον εγκέφαλο, δηλαδή ένα παιδάκι που είναι τώρα μηδέν, μεγαλώνει και πάει 25, και μεγαλώσει με αυτούς, δεν θα αντιδρά. Σου λέει τι έτσι είναι το έργο. Κατάλαβε. Mm -hmm. Λοιπόν, το 90 ότι είχαμε κατασταλάξει από διάφορες παρενέργειες, ήταν το Παλαιστινιακό, έφερναν εδώ ανέζου Παλαιστίνιους και είχαν ξεφύγει τα, τα Ενίκια, Γλυφάδα και τέτοια, γιατί αυτοί ήρθαν πολύ φορτωμένοι. Πότε αυτό έχει γίνει? 85-90, είπε η Αντρέα. Λοιπόν, 50 τόσο. Μέχρι 70-25 χρόνια έγινε εσωτερική μεταναστεύση. Ξηλώσαν όλη την επαρχία, του φέραν στην Αθήνα, του κάνανε θηρορού, μείναν τα χωράφια έτσι, για να είσαι εξαρτώμενο σιγά-σιγά. Άρα σου λέει, αφού δεν τα μαζεύει εσύ τα φρούτα, γιατί το δεύτερο παιδί δεν αγαπάει τη γη του. Αμα γεννηθεί στην Αθήνα, σου λέει: Εδώ έχει κόμμα, να σε έχει μπουζό και άλλα τρεχό εγώ τώρα στα χωράφια. Το πιάνει, αν έχει γεννηθεί εκεί, κρατάει. Πέσανε οι τιμέ στα χωράφια. Ανεβήκαν οι τιμές στην ψευδέστη της πολυγατικίας, ρημάξαν τις πόλεις σκανάνε τι σκανάνε, διαλύσαν τις γειτονιές, έβγαινε εσύ τώρα έξω στη γειτονιά mm -hmm. και σε βλέπει η γειτόνησαν και έλεγε «Στη μάνα σου τον είδα εκεί». Ή εκεί ή εκεί. Mm -hmm. Υπήρχε σεβασμός. Διέλυσε εκ των έσω η ελληνική κοινωνία, mm -hmm. φέραν τους επόμενους και αμέσως μετά, ότου θαύματο ανοίξαν τα σύνορα... Και ενωποιήθηκε και το Βερολίνο. Οπότε, τι είπε τώρα με το Βερολίνο. Θέλω να πω κάτι για το Βερολίνο. Να πω... κλείσω την παρένθεση. Όχι. Ναι, ναι. Με το που ισορρόπησε το πράγμα 92-2010, μια εικοσαετία mm. θέλουν αυτά. Mm -hmm, mm -hmm. Τάκ, έρχεται η κρίση mm -hmm. και έρχονται οι αλλοδαπεί. Mm -hmm. Άρα σου λέει, δεν θα σε αφήσω να αναπνεύσει ποτέ. Και τώρα σε παίζει σε 10 ταμπλό. Οπότε, αν αύριο παίζει σε 9. Λες, αχ, πήρα μια ανάσα. Οπότε, σου λέει τώρα, θα πάρεις αυτό τη μάπα, mm -hmm. τους διανέμεις σε όλη την Ελλάδα, θα γεμίσουμε μινάρεδες και δεν θα κάπνει γιατί ενοχλούνται. Αυτό με τους και μινά... μετά τις 11 θα ενεργοποιηθεί και ο νόμος της μουσικής. Δεν θα παίζεις γιατί αυτοί... Αυτό, εντάξει, εντάξει, μη φτάσουμε σε, δε... Εκεί πάμε. Όχι θα φτάσουμε, δεν φτάσαμε, αλλά έχουμε ανέμπει στο λεωφορείο, καταλαβαίς. Εντάξει, όχι, δεν... πήγαινε πιο κοντά σε αυτό το που πες, πες για Βερολίνο μιλάνε όλοι για το, για το Μουσείο της Αγγλίας και λέμε για το Μουσείο της Αγγλίας και εντάξει και τα λοιπά ωραία όλα καλά ή αν πάμε στο Μουσείο του, Λου, του, του, του Βερολίνου το, το αρχαιολογικό της Περγάμου που ονομάζεται mm. τι δουλειά έχει η Περγάμος τώρα στο μουσειο του βερολινου το αρχαιολογικο της περγαμου που ονομαζεται τι δουλεια εχει η τωρα στο βερολινο θα σου απαντήσω είναι κάτι πάρα πολύ απλό πήγαν και σηκώσανε το ναό του Διό Ολόκληρο. Ολόκληρη. Μα έτσι. Έχει καλησπέρε και χαιρετίσματα από την Αυστραλία, από το Σύνδια, την Παρέα του Δημόκλου του φίλου μου. Αγόρι μου είναι εκεί, μαζεύονται και μα άκουνε. Καλησπέρε. <coughs> <coughs> Καλημέρα, μάλλον γιατί είναι πρωί εκεί. Μα ακούν αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία. Μαύρα χαράματα είναι εκεί. Είναι Ά, ο... Να είναι καλά, πάρα, πάρα πολλά φιλιά στην Αυστραλία. Στου πατριώτε μα, στην Αυστραλία. Και έχουν σηκώσει όλο το ναό. Έχω κάνει τον ημάμικο θα... Λοιπόν κάτι έτσι Και έχουν πάρει και, δεν σηκ... Βέβαια, και πρόσεξε να έχεις τώρα Γιατί δεν μιλάμε εμείς Κάτσε να ρωτήσω Δημόκριτε καπνίζεται κύποτε, μαζευτεί, Γιατί εδώ μου λέει ο Οιθαγενής μην πάρει το 142 Το αυτραλέζικο Και σα δώσει Αλλά και είναι για γελιά οι άνθρωποι δηλαδή... κάτσε, κάτσε να πω <laughs> σημα... <laughs> λοιπόν, λοιπόν. Φαρτοκοντά έχουνε... σου, σου. Ναι, ναι, Έχουν πάρει έχουν πάρει ολόκληρο ναό... Κάνε το μπαστούνι έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι εδώ, εδώ, τέλεια. Yeah. Έχουν, yeah. έχουν πάρει ολόκληρο το ναό, τον έχουν σηκώσει, για ό, περιγράφω για όσο δεν έχουν πάει, να χτυπήσουν στο διαδίκτυο Μουσείο Περγάμου βίας και θα τους βγάλει. Ναι. Yeah. Και τι γίνεται, γιατί οι Έλληνες δεν απαντάμε τίποτα σε αυτό, διότι... Αυτό έχει γίνει στην περιοχή της Μιλίτου, αυτό που ονομάζουμε Μικρά Ασία. Ιωνία. Επειδή... Ναι, ναι. Μιλίτου, Ιωνία, Μικρά Ασία, ναι. ναι. Λοιπόν, και επειδή θεωρείται χαμένες, θεωρούμε, θεωρούμε θεωρείται, γι' αυτός θεωρείται, χαμένες πατρίδες, χαμένη πατρίδα, Δεν μπορείς να το διεκδικείς εσύ. Δεν το διεκδικούμε ιστορικά και αρχαιολογικά εμείς, Ναι. και γράφει τα ακουστικά στην περιοχή της Τουρκίας. Ναι. Και πήγα να σπάσω τα ακουστικά Γιατί σου δίνουν κάτι ακουστικά Δεν υπάρχει ξενεγός Και σου κάνει μετάφραση ναι, ναι. Και, είναι... και ήθελα να πάρω τα ακουστικά να τα σπάσω Το κατάλαβες τώρα το εργάκι Άρα η Τουρκία μπορεί mm. να κάνει ένα αίτημα διαμαρτυρίας ε... Ως Τουρκία και να πει φέρτε τα αρχαία μας πίσω mm. Και ας μην έρθουμε ποτέ Η Τουρκία όχι εσύ mm. Ωραία Λοιπόν. <laughs> Τι λέει ναι. Με 50 δολάρια λέει τα 40 τσιγάρα mm. Λέει δηλαδή, το πακέτο το μεγαλό Λέει ακριβώς. ο δημόκρο από την Αυστραλία Το κόβεις θέ, το θες à, με 50 δολα... Κάτσι, 16... Το πακέτο, ποιο, το πακέτο το... Αυτά, Τα τσιγάρα το... Στην Αυστραλία Τα 40 τσιγάρα, τα 40 τσιγάρα δηλαδή, Έχει 50 δολάρια Δηλαδή τα... ποιο, δεν γίνεται αυτό Είναι ακριβά κάτω τα κόλπα αυτά 50... Αλλά άλλο να το πουλά ακριβά και αν έχω, το παίρνω, αν δεν έχω, το παίρνω και άλλο να μου απαγορεύει να καπνίσω. Κάτσε, κάτσε. Λίγο κουνήθηκε το κεφάλι μου αυτή τη στιγμή. Να μην το κουνάζει γιατί φεύγει εχθέ του και δεν ακούγε καλά στο να. 50, 50 δολάρια το πακέτο. Yes. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ωραία. Ε, λοιπόν... Δεν μου λε εκεί οι δημοκράτε στο Σινέι, Έχετε τύπου 1142 χαφιδό νούμερο όπω έχουμε και εδώ, για να παίρνουμε εμεί αυτό το νούμερο. Να κάνουμε βιντεοκλήση και να λέμε ο Δημόκριτος είναι στη Λαφαγέτη. Άβενιου τώρα και καπνίζει. Κατάλαβες. Ναι. Μιλάμε για... είμαστε μαλάκια σε όλοι. Ντάξει, ντάξει, 500 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη και τα διοικούν 100 παρταλιά. Ναι, να πούμε όμως το ψηφίζουν αυτά τα 100 παρταλιά. Ναι ρε παιδί μου, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε, είναι η ψευδέσυση της δημοκρατίας αυτή. Ψευδέστηκε, ψεδέστηση πάντω στην κούτα μέσα μπαίνουν ε, τα κουκιά του. Ο Κώστας από την Κύπρο λέει ότι άμα κάνει τριφτό ρίγανη mm. φτιάχνει και γεφάλι. Για να δω, γιατί μου στέλνει μηνύματα ο mm. Δημόκρητο. Mm. Α, έχουν νούμερα. Εννο... Στείλε μου το νούμερο, Δημόκρητο, αγόρι μου εδώ στο SMS, το αντίστοιχο 1142. Έχει και εκεί κάποιο νούμερο. Είδε ότι εδώ δεν σκέπτονται. Κοιτάνε Αντιγράφει. τι κάνουν οι άλλοι και αντιγραφεί. Το μισθό του δεν το μειώνουν τώρα όμω. εσένα σου λέει, θα τη βγάλει με 4 για το Εγώ θα παίρνω 8.000 γιατί με ψήφισε. Ακριβώ. Εντάξει. Ναι. Γιατί είμαι σε με ψήφισε και, και θα μου δίνει και σύνταξη μεγάλη. Ναι. Σε δύο τετραετίε θα παίρνω εγώ σύνταξη και ασύ είμαι 28 χρονών. Εσύ θα πα 67 και θα πάρει μειωμένη. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, στο εγωιστικό κομμάτι που με αφορά, mm -hmm. δεν μπορώ να πιστέψω. Ότι πιάσανε 10 εκατομμύρια Έλληνε που παίζουν μάγκε μάγκες στο τιμόνι, περνάνε με κόκκινο, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε, mm -hmm. μαλάκες όλους. Mm -hmm. Και τώρα βρίσκουνε αυτούς που τους ψηφίσανε για να νομοθετούν στους μαλάκε. Ψηφί... Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Ε, το κάνα, ναι. Και κάθε τώρα α πούμε ο το φουράκι mm -hmm. Ο φουράκι σβήσει το γιαννουλάκι, δηλαδή μετάξυ μα τρώμε τις σάρκες μας. Αυτό είναι μια μεγάλη πληγή που υπάρχει. Έτσι. Γιατί βγαίνει ένας μπούλης, είναι όλοι με ψυχολογικά. Ο χώρος αυτός βρίθει. Πέσταση τα σιγά, λέω εγώ. Όχι, πες ζή, εγώ Έχει πεντακάθαρους, είναι το ταξίδι ωραίο, mm -hmm. τις αναζήτηση αλλά έχει κάτι παρτάλια, ρε μάγκα. παρταλο Παρταλο-πάρταλα. Δηλαδή, ανεξαρτήτω ηλικία, αν είναι 30, αν είναι 40, αν είναι 70, έχει mm. παρτάλια. Ειδικά στι ηλικίε 35-50, έχει 1,5 εκατομμύριο. Γι' αυτό βγήκε και το σύριαλ, το άνω παρτάλι, mm. στον mm. Α. Το θυμάσαι mm. και mm. είχε και ακροματικό. Το, το κάτω παρτάλι στο Μέγκα. Λες. Το κάτω παρτάλι στο Μέγκα, στο μέγκα ναι. ε. το τελευταίο σύριαλ του Μέγκα είναι. Ναι, ναι. σου λέει. Παρτάλια θα μας λέπουνε, δώσ' τους ένα σύριε, αλλά κάτω να, να βλέπουνε. Mm. Και έχω πει εγώ σε πολλούς που γνωρίζω πίσω από την κουρτινά, όταν βρίσσαμε, λέω παιδιά, για αυτό το πράγμα που βγαίνει ως προϊόν μπροστά, και ρεύμα. Είναι δυνάτον. Μιλάς Κάνω. για την τηλεοεπτική σειρά ή για τα σημείο στοιχεία. Για την τηλεοπτική σειρά, το κάτω παρτάλι. Mm -hmm. Ο άλλο λέει: Α, mm -hmm. Πήρα λέει Γιώργο το 1142 και δεν το σηκώνει κανένα. Πρέπει να έχουν πάει όλοι στο περίπτωμα για τσιγάρα ή καπνίζουν <σοίλιο> στο μπαλκόνι. <σοίλιο> <σοίλιο> <σοίλιο> ο άλλο, Γεια σου Μίτσο, Μαυσαουδική Αραβία λέει: Και από παρτάλια εδώ ου. <σοίλιο> λοιπόν, έχει γεμίσει η κοινωνία παρτάλι mm -hmm. και θεωρούμε ότι ζούμε σε μια δημοκρατική εποχή. Ζούμε στην εποχή τη χουντική δημοκρατική ψευδέστηση. Το πρόβλημα είναι ότι. Και αυτά δεν τα λέει ο Ζαρατούστρα, τα λέμε όλοι εδώ γύρω. Mm -hmm. Λοιπόν, από όσου φίλου τώρα, δεν θα πούμε ονόματα, υπάρχουν κάποιοι ηλίθιοι, γι' αυτό λέω πάρτε κανιά μπατάρια, οι οποίοι ασχολούνται με ό,τι κινείται, έχουν ασχοληθεί και με το συγχωρεμένο το φουράκι, δηλαδή τον πατέρα του τάλου που είναι mm -hmm. εδώ σήμερα, τον οποίο βρίζουν ένα συστόλο που δεν μπορούν να πιάσουν ούτε το ρεβέρα το παντελόνι του η συγκεκριμένη βριστέ και με παίρνει μια μέρα ο Τάλλος και μου λέει Ρεζόρτς γιατί βρίζουνε τον πατέρα μου λέει, τους ενόχλησε ούτε καν τους ξέρει δεν χρειάζεται να τους ξέρει η αγοράκι μου είναι μαλάκης από μόνοι τους και τα ξέρουν όλα αυτοί γι' αυτό που λιάξανε γι' αυτό μείνανε μόνοι τους γι' αυτό τους κλείσαν τα κανάλια και γι' αυτό τον παίζουν και με τα δύο χέρια και ποιο είναι το θέμα Άντε τον επέζεις mm -hmm. Δεν εξπερματώνουν Ξέρεις γιατί Δεν έχουν σπέρμα Είναι ασπερμάτιστοι <laughs> Και κάνω λόγο παιχνείο Γιατί δεν ξέρουν ούτε την ετυμολογία της λέξεως το Του θέμα... σπέρμα το Τι θα θε... πει σπέρμα Ναι ναι ναι Είναι ότι και εγώ δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο έτσι Τάλος είναι το όνομα Τον ευάφτησε έτσι ο πατέρα του Για να τιμήσει το ρομπότ αγόρι μου Τον Τάλο Μίτσο μου Τον Τάλο ο γιο του φουράκι, ο τάλο. Ρωτάνε, Μερικοί κρήτη, φίλοι με. δεν ξέρουνε Ναι, την Κρήτη, αυτό. έτσι με βάφτει ο πατέρα. Έτσι, Μετάλω, ναι. Λόγω τη <laughs> κριτική <laughs> καταγωγή μα. Μίτσο, μας. μου αγόρι μου. Ε. Λόγω τη κριτική καταγωγή μα, ναι. να δώσω ένα Έλεμι, να ακολουθάμε και αγοράζουμε προϊόντα από αυτού. Μα τι προϊόντα, δεν πουλάνε προϊόντα. Αυτοί πουλάνε τρέλα. Και η τρέλα είναι ιερή. Τρέλα πουλάμε και εμεί εδώ. Αυτοί δεν έχουν πουλάνε τρέλα. Δεν έχουν να τίποτα τον εαυτό του. Όχι, όχι. Εγώ δεν θα πω ονόματα. Ούτε εγώ. Απλά, απλά είναι, είναι προβληματικέ περιπτώσει και το θέμα είναι να, να λε ψέματα. Και το άτομα λε ψέματα δημιουργεί. Δημιουργείς... Ήθελε να κάνει μήνυση. Εγώ δεν και... ναι, θα, θα κάνω. Όχι, Εγώ θα κάνω. Και τον κράτησα εγώ. Όχι. Του λέω όχι, θα περιμένει. Θα κάνω. Ναι. Θα κάνω, απλά έπεσε, έπεσε Θα κάνεις όταν σου πω εγώ έπεσε. Χρονικά εννοώ Έπεσε, έχω κάτι άλλα θέματα να λύσω αυτή τη στιγμή Έπεσε αυτό που ήθελα να πάρω στοιχείο Έπεσε και θα κάνω Θα, θα κάνω, κάνεις έπεσε. όταν σου πω εγώ Αν και συσυχαίνουμε αυτές τις νομικές διαδικασίες Ναι, όταν σου πω εγώ θα κάνεις Και με τον τρόπο που θα σου πω εγώ Γιατί, για να Για το γαμώτο Ναι, ναι, τελείω. Λοιπόν, αυτοί όλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι, αγαπητοί φίλοι, και πάνε να βγάλουν τα ψυχολογικά του. Όπω είπε και χθε η ψυχολόγο στην Ανίτα, για το παραμυθιασμένο εκεί με το DNA, βγήκε στον Άραμα Μία ψυχολόγο, πολύ σοβαρή και είπε για το περιστατικό. Και λέει: Έχει δίκιο και ο κ. Καποδίνη, συμφωνώ με την άποψή του. Η ψυχολόγο. Τι, δεν το γνωρίζω, τι έγινε. Ε, ε, έβγαλε πάντα ένα παιδί μου, έναν ε, που είναι αυτόπτη μάρτυρα περιστατικού. Περιστατικού αγνώστου αντικειμένου. Ναι, επαφή, επαφή. Αυτό που λέμε ΑΒΓ επαφή. Mm -hmm. Στενή κλπ. Επαφή. Υπάρχουν διαβαθμίσει όπω τέτοιε. Πού έγινε αυτή η επαφή. Αυτό είναι Πώς... από Θεσσαλία κάπου. Mm -hmm. λοιπόν, Πρόσφατο περιστατικό. Εχθέ το βράδυ. Στην Όχι, τειλόραση. άλλο λέω. Τελευταίο αυτός... Ήρθε σε επαφή. Γιατί λέω τη Ανίτα Εδώ ρε παιδί μου, τι έγινε. Μου λέει με παίρνει έξι μήνε. Ήθελε να μιλήσει να μου πει. Mm -hmm. Και τον έφερα. Mm -hmm. Και βγήκε και μία ψυχολόγος για την ΕΓΑΤΑ ή αν σου λέει να σε ακούσουμε, mm -hmm. πες τι θες να πεις, για να ρωτήσουμε για τους ειδικούς, mm -hmm. π.χ. εντός εισαγωγικών, mm -hmm. σου λέει έχω τον Καρποδίνη εδώ να μου πει τι θα μου πει, mm -hmm. βγάζει και μία ψυχολόγα, mm -hmm. Και ίσιοσε. Mm -hmm. Και έτσι λέω: Γιατί βγαίνει με κουκούλα και πλάτη το παιδί, και δεν βγαίνει φάτσα κάρτα όπω είναι. Είναι λογικό, διότι φοβάται τη, τη, ότι την πνί το μπουνε τρελό, α πούμε. Εμένα γιατί δεν κυκλοφορούσαμε κουκούλα με που είναι τρελό. Γιατί... Όταν το 85 που είναι Εσύ πάνω, το... Το 80... ο Πασόκ και δεν σου δίνει ο φούρνα ρηψωμία, δεν είσαι στην κλαδική. Λέω: Μάγκε mm. έρχονται τα UFO. Το λέω τώρα έτσι περιπλέον. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν φοβήθηκα το κράξιμο. Το... Που όταν κατέβαινα στην Φωτίνο είχε και 5.000 εσέ, εσένα, και με ξέρανε. Εσύ το, το έκανε ω κοινωνική ταυτότητα. Ο άνθρωπο ήρθε σε μια επαφή και φοβότανε. Το καταλαβαίνω. Φοβότανε τη κοινωνική του πούμε, θέση και ταυτότητα. Αν ήταν το 80, να, σπώ, να τη πω... φοβάται, περίμενε. περίμενε. Να... 2010 να ένα 2020, να δεν 20, να, να το πούμε τώρα στον αέρα. Δεν θα πω το πρόσωπο, διότι είναι πάρα πολύ γνωστό. Βρίσκομαι στη Μάνη, να πούμε έτσι και να mm -hmm. του φίλου mm -hmm. με με. όχι το 17. Σε ένα πυργό σπίτο στη μάνι διακοπές με ένα φίλο μου μαθηματικό, με έναν άλλο φίλο μου που είσαι μας φιλοξενή, και στο σπίτι ενός πολύ γνωστού, το ξέρει και εσύ, φυσικού καθίσμαν επιστημίου, ερευνητή ναι. Και βρισκόμαστε εκεί πέρα και συζητάμε. Έχουμε κάνει επίσκεψη στο σπίτι του και καθώς συζητάμε, μιλάμε, μας διηγείται περιστατικά από τον πατέρα του, ναι. πάρα πολύ ωραία, περιστατικά που έχει, που έχει σχέση με με την αναζήτηση με τον πατέρα του, ξαφνικά εμφανίζεται, δεν έχω ξαναδεί, εμφανίζεται κάτι το οποίο ήταν σαν άγνωστο αντικείμενο στον αέρα. Σαν άγνωστο Να, ναι. αντικείμενο. Και επειδή αυτός γνωρίζει πάρα, πάρα πολύ καλά τη φυσική... Να σε κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, μα εξ, μας εξηγεί ότι αυτός ήταν... Τώρα δεν ξέρω αν τη διαφορά νομίζω με της, δε, Δεν γνωρίζω πολύ καλά τη πάνω, φυσική... Ναι, και μα εξήγησε τη διαφορά... Της φυσικής, τη διαφορά της φυσικής ε, και μ, αυτό λοιπόν ως στοιχείο ως στοιχείο όταν εγώ ο δεν γνωρίζω τόσο καλά φυσική ε, θα νόμιζω ότι θα είναι κάποιο αντικείμενο αλλά αυτός ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη φυσική ε, μου εξήγησε τη διαφορά ε, πολλές φορές λοιπόν όταν γνωρίζει την αγνοιά σου ε, φοβάσαι να τα, να τα πεις κάτι δημόσια δεν ξέρω, ε, Νομίζω είμαι πολύ κατανοητό αυτό που σου λέω. Οπότε ναι. ο άνθρωπο αυτό στο πλαίσιο. Αν και δεν γνωρίζω το περιστατικό έτσι, δεν γνωρίζω τίποτα. Όχι, ναι, ναι είναι μα δεν έχει σημασία. Δεκτές, Υπάρχουν και άλλα παραφέρει. εντάξει. Ναι. Ε, σω αυτό λοιπόν να, να μην έχει εντρυφίσει στο θέμα και αυτό το οποίο έζησε δεν μπορεί να το εξηγήσει. Εγώ έχω απάντηση να σου ναι. Αλλά πε την απόψη σου. Ναι, λέω όχι, δεν αναιρώ αυτό που έζησε. Λέω, συζητάμε για ποιο λόγο βγήκε σε πλάτη. Γιατί να βγει τηλεορασία αφού φοβάσαι μη σε κράξουνε να το πεις σε εκπομπή της ανήτας που δεν είναι ειδική mm -hmm. ωραία και δεν ψάχνεις να βρει ένα ερευνητή από το YouTube από, εδώ, από εκεί όπου πατήσει, θα σου βγάλει ονόματα, τηλέφωνα, διευθύνσει τα πάντα και να πεις κύριε Καρποδίνη το όνομά μου το λέω ρητορικά επειδή είμαστε εδώ μα είσαι από τους εν αυτή τη στιγμή πιο δεν ξέρω α, ο, α, κουμπά... α, ο κουμπάρος μου είναι δύσκολο στην επικοινωνία ο Ιανουλάκης ναι, ε, Υπάρχουν mm. πολλοί. Άμα λοιπόν ένα μπει στο Google και λοιπά και θέλει να μιλήσει Επίση με έναν. και ο, ο, ο Παντελή είναι πολύ γνωστό. Αλλά... Όλοι ναι. είναι γνωστοί πλέον. Mm. Τι mm. θέλω να πω όμω. Mm -hmm. Ψάξου μόνο σου. Mm -hmm. Είδε ένα περιστατικό που παντοπιστήμα στον πατέρα σου. Το παιδί, mm -hmm. εγώ τον γουστάκι. Γιατί είπε, είναι νέο παιδί. Mm -hmm. Είναι στα βουνά, είναι βοσκό. Ah. Α. λοιπά Βέβαια. Mm. Καλό. Mm -hmm. Μέχρι εκεί. Σου συνέβη κάτι. Ψάξε, βρε κάτι Είναι κάτι Θα σου πω. Ψάξε, βρε κάτι και πες, κύριε Φουράκη, π.χ., έχω αυτό το θέμα. Ναι. Εμένα μου έχουν πει στη διάρκεια των 30 ετών απίστευτα πράγματα και από κοντά και από το τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα. Mm. Δεν πήρανε την ανήτα ή την κάθε ανήτα να βγουν στον αέρα. Mm -hmm, mm -hmm. Άρα για να βγεις στον αέρα έχεις άλλου είδου προβλήματα mm -hmm. και πλάτη. Άρα με βγεις καθόλου αφοβάστο κράξιμο, πνίχτο, βρίσκεις τον ειδικό, τον όπιο. Και λες να σας πω κάτι κύριε Φουράκη, έχω αυτή την εμπειρία. Σε... Θα σου πει αυτός που πέφτει αυτή η εμπειρία, που κατατάσσεται. Που οτιδιάζεται. Μπράβο. Mm. Και θα την πει, όχι φουράκη, όχι Τάκης Παπάς, όχι Σαραγάς, ως γνωσιολογικό επίπεδο που βγαίνει στην τηλεόραση αυτός και μπορεί να το αναλύσει mm -hmm. στο χαρδαβέλα mm -hmm. και θα πει έχω εγώ άνθρωπο, τον έχω συναντήσει ο ίδιο το έχουμε κάνει κατά επανάληψη. Και εκεί βασιζόμαστε όλοι. Και μου είπε ΑΒΓ. Αυτό κύριε Χαρδαβέλα, λέμε τώρα, εντάσσεται εκεί. Θα το αναλύσει ο επιστήμονα, ο ερευνητή. Άρα εσύ γιατί θες να βρει τηλεόραση. Α τη μία θε να βγει και την άλλη φοβάσαι και να βγει. Εγώ λοιπόν το έκανα αυτό, το εξηγώ, όσο το είδανε. Και τσιμπήθηκε εκείνη η ώρα η Ανίτα. Αλλά δεν με νοιάζε, γιατί κοιτιόμαστε τα μάτια. Διότι βγαίνει ο κάθε. Φλούφλης, mm -hmm. λέει την παπαριά του mm -hmm. και μετά καλούνε έναν ερευνητή mm -hmm. το Σαραγά, τον Πάπα, που έχουν φάει τη ζωή τους να γλιτώσουν το κράξιμο mm -hmm. Ωραία! Mm -hmm. Να εξηγήσει <laughs> ότι δεν είναι ελεφαντας, πρόσκυξε, mm -hmm. δεν είναι μαλάκας, mm -hmm. δεν είναι ψωνιό mm -hmm. και να εξηγήσει και την ψωνάρα του αλουνού Ναι, ναι κατάλαβα και εκείνη ώρα εγώ που δεν ήθελα να Λε, διαφωνώ κάθετα σε ένα θέμα. Όχι ότι δεν έχει συμβεί το περιστατικό. Mm -hmm. Ότι γιατί δεν βγαίνει εδώ μπροστά, να έρθει με τιμώρη να μα το πει: Είμαστε εδώ, να πει: Γεια σα, λέγομαι Γιώργο Καρποδίνη και έχω αυτή την εμπειρία. Να γουστάρουμε κιόλα, να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Θα τον κράξει η γειτονιά του. Ε μην κατεβαίνει ρε μαγκά στην Άθηνα. Διότι έχει ξανά συμβεί. Το λέω, θα πάμε και σε ωραία άλλα θέματα, αλλά αυτά είναι δισωγραφία, πρέπει να την ακούτε στο Σταρ, mm -hmm. είναι κανάλια πανελλαδικά σε βλέπει ο κόσμος mm -hmm. έτσι, mm -hmm. λοιπόν και αν δεν φοβάμαι εγώ το γιαούρτι γιατί μπορώ να το διαχειριστώ ο Χιποδότας, ο Χισαραγάς δεν μπορεί να το διαχειριστεί ναι. ξέρεις ότι σταμάτησε να έρχεται ο Σαραγάς εδώ που είναι ο μου 35 χρόνια γιατί τρεις άνθρωποι του πάνε δύο ατάκες που τις πήρε συναισθηματικά είναι ευαίσθητος και πολύ καλός ναι. άνθρωπος και σταμάτησε να έρχεται εδώ Άρα είναι σαν να έφαει γιαούρτι. Να φάει γιαούρτι, ό, όχι σαραγάς, ηθικολεκτικό εννοώ τώρα. από, από τον ας. κάθε μαλακά. Η κακία υπάρχει, είναι διάχυση. Λοιπόν, έχω βγει εγώ, με έχει καλέσει η Λιβανίου. Είναι μια ψωνάρα τεράστια. Εγώ μιλάω από νήμο σχέσης, με καλέσουν να μου πούνε γιατί με λες ψονάρα. Να σου αποδείξω ότι είσαι ή δεν είσαι. Εντάξει, δεν... Συνεργάτης... Σε ένα μεγάλο κανάλι ήταν, έλεγε τι ειδήσει με τον Κουίκ, τον Τέρεν. <χω> τα σπάσανε. Παλιά, λες τώρα. Δεν είναι πολύ παλιά. Παλιά, αλλά έχει <χω> πολύ παλιά. <χω> και είναι σωστά και έχει το πρωινό, 10 με μία. Και έχει και ένα πάνελ. Στο πάνελ είναι και ο Περιοχό. <χω> ο Άγγελο. Και κανένα δυο άλλοι δεν του θυμάμαι τώρα. Λοιπόν. Τι λέει. Ω αγόρι μου Λοιπόν και... Είχε βγει ένα ηλίθιος τρελός mm -hmm. ένα μαλακισμένο Αν την mm -hmm. Και για να πείσει Πρόσφετηκαν οι μαλάκια Για να πείσουν Λένε ότι γνωρίζω τον Καρποδίνη Το Φουράκι mm -hmm. Τον Εκατερινίδη Είχε χρησιμοποιήσει λοιπόν το όνομα Του Εκατερινίδη αυτός ο ψυχασθενής γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm -hmm. Και λέει, τον το πήραν όλα τα κανάλια, ή τα κανάλια είναι πειράχα, ψώνια. Mm -hmm. <coughs> τον πήραν τα κανάλια και του πήραν συνεντεύξει, και έλεγε, Έχω δει UFO, εχθέ το βράδυ μου να με ένα εξωγήινο, έχω έρθει σε επαφή, και από τότε που ήρθα σε επαφή, ο χθεσινό τρελό είπε ότι του αλλάξαν το DNA. Α, αυτό είπε. Εχθέ. Mm -hmm. Και βγαίνει η ψυχοηχείατρο, mm -hmm. ψυχολόγο τι ήταν αυτή, και του λέει, ρε παιδί μου, κάνε μία. Ανάλυση αίματο, άμα έχει αλλάξει το DNA, θα το δούμε. Τόσο σίγουρο, σοβαρό είναι. Καλά, και του λέω εγώ, να αλλάξει τρόπο σκέψη, τρόπο ψυχολογία, τρόπο συμπεριφορά, γιατί επηρεάστηκες Γιατί κάτι είδε, ναι. Τώρα το DNA και μα Ένα το κρατούμενο. Και πρέπει να βγει λοιπόν ο καθένα από εμά να απολογείται για τον κάθε που κυκλοφορεί ελεύθερο χωρί περιλεμίο. Α, με αυτή την έννοια το λε. Ακριβώ. Τον έχουν σαρώσει όλα τα κανάλια, η δρούζα, στο, όλα τα κανάλια τα μεγάλα <και>, και τον έχουν κάνει διάσημο. Οπότε γίνονται δύο γεγονότα, πρόσκηση. Το ε. ένα είναι, αυτούς που ενδιαφέρονται τον απλό ακροατή, θεατή, γενικά, mm -hmm. πολίτη mm -hmm. και έλκετε προς αυτή την κατεύθυνση, τον διώχνει, σου λέω από εκεί κυκλοφορούν τρελή, είπα να Ένα. Το δεύτερο είναι, φωνάζει εμά. Τον όποιον από εμάς να, να πούμε τι είναι το περιστατικό να το... Όσα ραγάς λοιπόν Γιατί εγώ ξέρω τον όλον την ψυχανάλυση Είναι ευγενής, είναι ευγενής ο Ποδότας Όλοι Ο πατέρας σου ήταν Έκανε μπουκες στην τηλεόραση mm -hmm. Για να τοποθετηθεί Με την άποψή του Εμένα δεν με νοιάζει. Τους έχω γραμμένους όλους πριν ξεκινήσω Οπότε κάνω μια μπουκα και με έχει καλέσει να δικαιολογήσω τώρα το περιστατικό για να γελιοποιήσεις την κατάσταση πρόσκηση. Είναι βαλτοί όλοι για να γελιοποιούν το θέμα. Λέω να σου πω κάτι. Το αντικείμενο το γνωρίζεις. Λέει όχι. Ήταν εποχή αποκριών. Mm -hmm. Λέω το παιδί αυτό μπορεί να έχει ντυθεί καρναβάλος. Είναι για την Πάτρα. Και λέει το κατέβει. Έχει καλέσει και το Ρόμπερν. Γιατί και αυτός έχει εμπειρίες να της πει. Μας χρησιμοποιούν δηλαδή mm -hmm. Και τι λέω να σου πω κάτι Ο κύριος που κάθεται διπλά μου Ο πυριόχος Έχει με εμπειρίε, Το ξέρεις Και παθαίνει σοκ ναι mm -hmm. όχι Λέω δεν ξέρεις τι ρολοπέζει το team που έχεις διπλά σου Και βγαίνεις τηλεοράση λεωράση, πάμε Και τις πετάω το μπαλάκι Της πετάω το μπαλάκι στον πυριόχο έτσι λέει ένα περιστατικό ο περιόχο το λέω τώρα για όσοι το ξέρουν, είναι με ένα τετραθέσιο τετρα αεροπλάνο, Α, αεροπλάνο και πάνε στην Πελοπόννησο κάπου για ένα γυρίσμα. Ο Βλαχοδημητρόπουλος ο Βασίλης, ο σκηνοθέτης ναι, που Ζάκ... είναι φίλο μου, από τη θα είναι ο, mm -hmm. ο πυριόχος. Ναι, ναι. Είναι μέσα ο Βασίλης, είναι ο περιοχός mm -hmm. και δύο άλλοι mm -hmm. τεχνικοί. Mm -hmm. Πέφτει το αεροπλάνο σε μια χαράδρα στο χάος mm -hmm. και είναι όλοι με πλευρά σπασμένα, με πόδια, με χέρια κλπ. Δεν τους βρίσκεις ποτέ mm -hmm. και αν είναι χειμώνας, εκεί θα γίνουν μούμιες mm -hmm. από το κρύο. Και λέει ο περιοχός τώρα, όπως και ο Βασίλης θα τον φέρω εδώ ένα βράδυ, να πούμε έτσι περίεργα. Το, το Βασίλη, και λέει, ο Περιόχο, η mm -hmm. Λιβανίου, τη έχει φύγει το σαγόνι. Mm -hmm. Σου λέει, Πώ, Πού, Πού, τώρα. Mm -hmm. Και λέει το περιστατικό. Λέει, Άγγελε, πε το. Mm -hmm. Το περιστατικό λοιπόν, τώρα το λέμε περιφραστικά, να είναι και καταγεγραμμένο. Με μια χαράδρα 500 μέτρα κάτω, με διαλυμένο αεροπλάνο, κτλ. Δεν του υπάρχει καμπάρι κανένα. Και λέει, Ο Άγγελο με τα λόγια του, Δεν ξέρω πώ βρέθηκα σε 10 λεπτά, θεωρητικό χρόνο εννοεί. Mm -hmm απάνω 500 μέτρα όπου περνάει ένας κατσικόδρομος mm -hmm. και έτυχε να περνάει και ένα αγροτικό mm -hmm. μπορεί να περνάει και την άλλη ομάδα. Mm -hmm. yeah, και του λέω μεγάλε έχουμε σκοτωθεί εδώ κάτω τέσσερι ειδοποίησαν να έρθουν να μας μάζεψουν mm -hmm. και πήγαν και τους μάζεψαν και το είπε και με άλλο τρόπο παραφυσικό φαινόμενο είναι αυτό. Το που βρήκε αυτή τη δύναμη την εσωτερική. Πώς ανέβηκε πάνω με σπάσμενα από μου. Ναι, τεχνικά δεν ανεβαίνει. Με τίποτα, ούτε σε λεπτά. θες οχτώ μέρες mm. να νέβεις από χαράδρα ναι, ναι, ούτε και ναι. βγαίνει ο Βασίλης στον αέρα, στο τηλέφωνο mm -hmm. ο σκηνοθέτης Ναι, λέει θέλω να κάνω μια παρέμβαση και της λέει της Λιβανίου mm -hmm. Εγώ λέει είμαι ο Βασίλη ο Βραβομετρόπολος, καλά το ξέρουν στο κύκλωμά του εννοείται ο γνωστό, ο σκηνοθέτη. Ακριβώ. Να πούμε ότι έχει κάνει και του απαράδεκτου. Ναι, ναι, ναι. Ο Βλαχό Τζιμ που τον έλεγε ο Βλάσης, ναι. έκανε σκηνοθετού σε τα άλλα κόλπα, έχει κάνει πολλέ δουλειέ. Ναι. Λοιπόν. Όχι, γιατί η πιο γνωστά, η πιο γνωστή από όλε. Μην είναι η Που είναι μέσα στα τρία τόπου του που έχουν επεχθεί στην ελληνική τηλεόραση. Και να πούμε ότι. Κάνουμε και μια παρένθεση ότι έγινε σφαγή ποιο θα πάρει την τελειοθήκη του Μέγκα. Ναι, ναι, ναι. Λόγω ότι και τον απαράδεκτο, ναι. Κυρίω. Ναι. Λοιπόν, και λέει, να σου πω ότι τη ναι. λέει πρόσεχε. Γιατί αυτό που είναι εκεί θα σε πετσοκόψει mm -hmm. και αυτά που σου λέει είναι έτσι τα πιστοποιώ και εγώ Λύτε. που έχω αυτό το περιστατικό που σου λέει ο Άγγελο που ήμασταν μαζί στο αεροπλάνο. Τι mm -hmm. θέλω να πω τώρα, Ευκαιρία ζωή στην κουβέντα και με το γεγονό το χτεσινό. Παίρνω ένα μαρκότσι, λένε: Είμαι δημοσιογράφο και ο απέναντί του ο συνομιλητή, επειδή του έχουν ανάγκη οι πολιτικοί, ο ένα ο άλλο για πάσε και για πακέτα και προωθήστε μα κλπ. Και θεωρούν εκ ότι είναι σε δυνατή θέση και ο άλλος θα τον ασκήσουν. Όχι εμά. να πούμε Να πούμε σε αυτή, σε αυτή τη θέση ότι λείπει από την ελληνική τηλεόραση, στον χώρο τη αναζήτηση, η πύλη του ανεξήγητου. Ναι. Και... Έλα πιο κοντά. Και λείπουν οι πύλε του ανεξήγητου. Μία τέτοια επέδου εκπομπή με μια σοβαρή προσέγγιση πάνω στα θέματα αυτά. Έτσι. Και... Χωρίς να έχω μιλήσει με τον Γιάννη το Δομούτσο, ε, ίσως θα ήταν μια ευκαιρία να... Μήπως θα ήταν ωραίο να κάνει μια τέτοια εκπομπή. Ας σου απαντήσω ευθέως, mm -hmm. γιατί είναι το επόμενο που θα έλεγα. Mm -hmm. λοιπόν, δεν, δεν έχω μιλήσει με τον Γιάννη. Λοιπόν, δεν έχουμε πρόβλημα, άλλο mm -hmm. λέμε και με έναν φίλο που είναι τον Παρμούτιο Ναι, ναι, όχι. Λέω θα ήταν ωραίο που είναι τη Γνώστη και μπορεί έτσι και Μα, Μα όμως... έχουμε εδώ και την Νάντι την Παπαμίση. Του καθ' ευκαιρία ζευγάρια. Ναι, ναι, και, και η, Νάντι, η Νάντι που είναι και στην Κρήτη. Έκανε αρχή συνταξία. Η, ναι, η Νάντι ήταν από πίσω, βέβαια. Ε, Ποιο ήταν. Ναι, η Νάντι, ε, λέω, για, παρε... ναι, για Ναι, και η Νάντι εννοείται. Η Νάντι που ήταν από πίσω και όλο αυτό το τιμ. Ε, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Λοιπόν, άκου τώρα. Mm -hmm. Και το μαζεύει. Βγαίνει και ο Ρόμπερτ. Τη λέει τα υπόλοιπα και έκλεισε η εκπομπή και τις είχε φύγει το σαγόνι. Και τι λέω στο κλείσιμο που φύγαμε: mm -hmm. Λέω, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Όταν καλείται κάποιο, mm -hmm. δείχνει και καμιά μάτια στο, στο θέμα που θα. Ναι, διαχ... γι αυτό, να... να. έχεις να έχει λίγε γνώσει. Γι, γι' αυτό θα σας μετρήσω. Γιατί, ας πούμε, η εκπομπή που παρουσίαζε ο Χαρδαβέλας με τα παιδιά ήταν από πίσω η Νάντι. Έτσι, και η Νάντι και μετά τα παιδιά Και τι γίνεται Τους προετοιμάζανε Και ε, τους, ε, ε, τους είχαν προετοιμάσει το, Ακριβώς το τι θα γίνει ε, Και τους κατευθύνανε Κοίτα η Νάντι έχει τη mm. φιλοσοφία αυτή Εννοείται. Ο Γιάννης δεν την έχει Και δεν την είχε mm. Αλλά διάβαζε ναι, το Οπότε, πάρα πολύ, οπότε ναι. κάλυπτε με το διάβασμα. Ναι, εγώ ναι. μιλάω τώρα για του άλλου, Όλου το παίζουν έξυπνα κύριε. Όπω είχαμε έτσι. βγει στο Μέγα η... με την Παγκοδίμου και το Σεριουλόπουλο, τη Λούγκρα. Μα, μα η άλλη... Και κάνανε μαγκές. Οι άλλοι δεν γνωρίζουν. Είναι σαν να παραπανω παρουσιάζει. Έχω μια εκπομπή την οποία ή εσύ ο, ναι. ο οποίο θα και σε άξιζε. Γι' αυτό εγώ μιλάω για την Ανίτα συγκυριακά λόγω του χθεσινού. Mm -hmm. Για ποιο λόγο. Κάνει τα light που κάνει, γιατί έχει αυτό το target group και καλά κάνει και όσο. Πέφτει αυτό το επίπεδο, θα έχει δουλειά άλλα 30 χρόνια. Αλλά είναι η δουλειά της. Λάει σαν να είσαι τράπεζα και δεν σ' αρέσει που είσαι τραπεζικός, αλλά από εκεί Μετά κάνεις τα χόμπι Το ίδιο κάνει και αυτή. Και όλοι. Το κάνει πολλά χρόνια. Αλλά αυτή, στα θέματά μας, mm -hmm. είναι μέσα. Κοιτάξει. Εάν, λοιπόν, όπως της πέταξε τον αέρα, εγώ επίτηδε. λέω, να κάνω μια εκπομπή μας βράδυ, δεν είπε όχι εκείνη τη στιγμή. Γιατί... Ε, το προτείνω, τότε στο κανάλι, έχουμε σημαίνει. ραντεβού τετάρτη, ρε παιδί μου. Mm -hmm. Λέει, αυτό ήθελα να αποφύγω. Mm. Το γουστάρει το θέμα, πώς να σου το πω. Mm -hmm. Άσε που, θα πάμε διάλειμμα. Βάζω στοίχημα με όλους, εδώ θα το καταλάβουν οι φίλοι που άκουν, ότι έτσι και στηθεί μια εκπομπή με ωραίο τρόπο και χιουμοράκι, και πώς κάνουμε εδώ. Στην τηλεόραση, γιατί έχουμε όλο το team, το αφάν κατέ, να βγάλουμε μπροστά. Θα ξεκινάει με 30% για πλάκα. Έτσι, αέρα. Τι είναι 30%? Ε, ακροματικότητα. Α, ακροματικότητα. Δηλαδή με ένα εκατομμύριο. Για πλάκα. Τόσα έπιανε ο Χαρδαβέλλα. 1,5. Ναι, Και τόσ... Σάββατο βράδυ. Τόσα έπιανε ο Στα καλά έπιανε 1,5. 1,5. Ενάμιση... Εκατομμύριο. Ναι, 30%. Ναι, ναι, ναι. 35, 42 έχει φτάσει. 47 mm. έχει φτάσει. Τα έβλεπα εγώ. Τι θέλω να πω και επειδή δεν υπάρχει τίποτα μόνο κώδικα νομιστήριων του Βασίλη που είναι περιφερειάκο το κανάλι του Μπαντίδη στο Πολό και γίνει μια εκπομπή σε πανελλαδικό κανάλι θα καεί το σύμπαν. Ξέρω ότι δεν θέλουν, ε? αλλά στην προκειμένη περίπτωση είπα να παίξω εγώ άλλη μπαλίτσα. Αν κάτσε έκατσε. Το ότι θα ανοίξουμε Web TV απαντάω τώρα και στου φίλου που μου γράφουν εδώ στον Πειραιά Αλμπεντό και έχει καθυστερήσει λόγω που ο άνθρωπο που θα στήσουμε το γραφείο εκεί ήδη το καθαρίζει γιατί έλειπε στην επαρχία παραπάνω από όσο έχει υπολογίσει για δουλειά του. Να πούμε, να πούμε λίγο το Το ετοιμάζουμε και θα το κάνουμε. Να περιγράψουμε λίγο το χώρο. Εγώ θα βγάλω, θα ανεβγάσουμε μια αυτοφωτογράφηση. Βγάλε και, και ανεβάσετε. Αν ανεβάσουμε, εδώ πέρα ίσω ο χώρο να είναι πιο ωραίος από ένα στημένο στούντιο. Γιατί... Όχι, άμα στηθεί καινούργια εκπομπή, θα είναι αεροπλανικά όλα. Όλα. Και θα παίζουν και μουσικές ροκ. Εγώ είπα ότι την ώρα που θα βγούμε θα βάλετε Pink Floyd. Και βάλανε λίγο X-File και λίγο Pink Floyd. Θέλω να πω ότι το έχουμε το έργο. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλο Εάν γίνει θα το κάνει η ομάδα η δικιά μας εδώ όλοι. Mm -hmm. Σκέψεις τώρα να έχουμε εκπομπή για να βγαίνουν για νουλάκιδες, γούδιδες, και, και, και θα είναι πόλεμος. Δανέζει. Και οι θα γίνει το μυστικό Κοράνι, Ποιο το έγραψε, Εύστοχτο. Ο φίλο μου, Δημητράκης Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα να πιούμε ένα νερό. Την έχεις την Πορτοκαλάδα και άτυπη μπίνει. Ωραία και σένα. Από την είδα, και επανερχόμεθα Δημήτρη, αγαπητή φίλη, εδώ με περισσότερο φουράκι, και θα πάμε τώρα. Στα φιλοσοφικά προμηθέα και σία, και θα κάνουμε και παρουσίαση εδώ επίσημα το νέο βιβλίο του Τάλου: albedo14.com. Άγνωστοι επισκέπτε. Oh, I feel so good Well, oh, I feel so good You know, I feel so good I feel like Walter Jones I feel so good And I hope that I always will I feel like a jackal with a jenny heal, you know I feel so good. Well I feel so good. You know I feel so good. I feel like all the time Where am I spent? span? Remember span? Φίλε με μαντιγότερε με ταλοφουράκι, οι άγνωστοι επισκέπτε Αλμπέντο 14. Κάθε κυριακή βράδυ εδώ, στο ραντεβού μα από το 1988 αγαπη φίλοι και είναι αυτό το οποίο μα χαρακτηρίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, λέμε διάφορα, το μαζεύουμε λίγο τώρα. Είμαστε εξελίξει η ανκλειστικά την παρέχει στην προηγούμενη αυτή τη φίλη, κάπου θα πάμε να κάτσει εμπίλια. Εάν δεν κάτσει πουθενά από τα κανάλια που λέμε, το Web TV το έχουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα και θα γίνει τη κακομοίρα. Το κλείνουμε και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή εσένα σε αγαπάει ο κόσμο λόγω του επιθέτου που κουβαλάς mm -hmm. ένα, αλλά έχεις ακολουθήσει και μια αντίστοιχη περίπου διαδρομή. Mm -hmm. Δεν το έχει πουλήσει το κομμάτι που λέγεται Γιάννης Φουράκης δηλαδή. Αυτό να mm -hmm. Αρνητικά δεν το έχει πουλήσει. Ναι, ναι, ναι. Ε, ταξιδεύεις στα χνάρια του και έχεις γράψει τελευταία ένα βιβλίο Ναι έχω... Πάμε Έχω βγάλει το Πότε το γράψει καταρχήν ε, πέρυσι. πέρυσι Όχι φέτος, φέτος το 19 γραυγή και στι του 19 είναι από τις εκδόσεις καταρχάς να πούμε η βασική μου δουλειά ναι. είναι εκδότη βιβλίων Σωστό είναι τη εκδόση Έχουμε βγάλει. <κοίγε> Προβάλλει τα έργα του πατέρα σου και. και τη... Όχι μόνο. Του... Την εγκυκλοπαίδια Έλλειο. Την εγκυκλοπαίδια Έλλειο έχουμε βγάλει και άλλα βιβλία. 40 βιβλία έχουμε βγάλει, 50. Και <κοίγε> επίση αυτό θέλω να πω. Τότε που κάναμε τι εκπομπέ, το προετοίμαζα. Έχουμε βγάλει όλη την εγκυκλοπαίδια του Ηλίου σε ψηφιακή μορφή. Ναι. Όλοι και του 30 τόμου. Γύρω στου 19.600 σελίδε και βρίσκεται στο διαδίκτυο. Όποιο θέλει μπορεί να την αναζητήσει στο site των εκδόσεων ναι. στο talosfi.gr και μπορεί να δει όλη την εγκυκλοπαίδια του ηλίου. Και εσύ νομίζω πρέπει να την έχει δει. Ναι, ρε, εγώ έχω και την παλιά. Έχει τη 18η. Αυτή είναι τομη αυτη ειναι η ναι. 30 τομη και α, είναι μέσα. Α, έχει τέσσερι μηχανέ αναζήτηση ναι. και έχουμε βγάλει όλη την εγκυκλοπαίδια και βοηθάει πάρα πολύ την έρευνα. Στο πλαίσιο αυτή τη έρευνα. Ε, έχω βγάλει, βγάλει ένα, ένα βιβλίο «Τα Προμηθεϊκά δεσμά» που είναι ένα βιβλίο που περιλαμβάνει μέσα ε, το, το πρωτότυπο και την απόδοση του προμηθαία δεσμότη ναι. σε σχόλια δικά μου και έχω μέσα και μια εισαγωγή όπου η εισαγωγή διαφέρει από τις κλασικές εισαγωγές του προμηθαία δεσμότη γιατί είναι μια εισαγωγή άλλου τύπου, καθαρά άλλου τύπου που μιλάει μέσα ότι εξηγούμε γιατί ο Προμηθέας δεν έφερε τη φωτιά και έφερε το πυρ. Ε, εξηγούμε διάφορα άλλα θέματα. Πες ε, ε... τη διαφορά της φωτιάς σαν το πυρ, για να καταλάβουμε τι εννοείς. Καταρχάς, καταρχάς, ο Προμηθέας σε κανένα από όλα τα κείμενα, τα αρχαία, τα οποία εμφανίζεται ο Προμηθέας να κλέβει το, το, το, το πυρ, ναι. όλοι οι αποδοτές αποδίδουν φωτιά. Ναι. Κακώ αποδίδουνε φωτιά διότι το πρωτότυπο αποδίδει λέει πυρ η Και... φωτιά είναι αποτέλεσμα του, του πυρ όχι ακριβώς το πυρ κατ', εμάς, κατ εμένα, είναι το πύρ είναι το, κινη... το αυτό που κινεί, που κινεί την ψυχή είναι ψυχικό το πυρ δεν είναι πυρ δεν, η... δεν είναι η φωτιά να φέρω ένα παράδειγμα δηλαδή, ότι το σίδερο πυρώνει δεν καίγεται ενώ το ξύλο καίγεται, είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι, αγγίζει, Σωστή στο, ναι, ναι, αγγίζει στο υπερβατικό, δεν είναι, δεν είναι στοιχείο του, του γίνου στοιχείου. Σωστό. Λοιπόν, ε, επίσης τρέχω μια γρήγορη έτσι, παρουσίαση της εισαγωγής, mm -hmm. ε, στο, στο πλαίσιο αυτό ε, είναι μια πολύ μεγάλη εισαγωγή γύρω 70 κάτι σελίδες έχουμε τη σχέση της αντιγόνης με τον Προμηθέα ναι. ε, Μην την εξηγήσω μία μεγάλη, μεγάλη ανάλυση πόσες σελίδε είναι αυτό η εισαγωγή είναι γύρω σε 70 σελίδες όχι στο... το σύνολο του το Ουλίου το σύνολο είναι γύρω σε 170 σελίδες ε, ένα άλλο στοιχείο που είναι στο τέλος της εισαγωγής είναι ότι δεν απελευθερώθηκε ποτέ ο Προμηθέας μπράβο ε, ο Προμηθέας ε, έχει μια μερική απελευθέρωση ό,τι λέμε υπάρχουν πηγέ. Εννοείται, δεν με λέμε... το εξήγησε αυτό. Όχι, όχι, έχουμε μεγάλο ρόλο σε αυτό το κομμάτι. Μα δεν έχει γράψει μια ιστορία, έχει γράψει μια ανάλυση. Ναι, μια ανάλυση έχουμε... είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το στοιχείο ότι σε ό,τι λέμε, υπά... ε, λέμε υπάρχουν πηγέ και στο, ε, στο κομμάτι των πηγών είμαι πολύ ξεκάθαρος και πολύ αυστηρό και με τον εαυτό μου. Ε, ε, πάρα πολύ ξεκάθαρο σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, μια ανάλυση άλλη είναι το που πιθανόν είναι η, η, η Άρνος Πέτρα. Η, αυτό που γνωρίζουμε όλοι που θεωρούμε ότι είναι στον Κάφκασο. Επίσης, παρουσιάζουμε άλλε τέσσερι περιπτώσεις που είναι η Άρνος Πέτρα. Ένα άλλο, άλλο στοιχείο είναι κατά τον, το, τον Απολώνητον Διανέα είναι το που είναι, γιατί δεν πετάνε πουλιά πτηνά, μάλλον στην, π, την, π, την άμαλο, στην Πιο Ακρόπολη. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, στην Ακρόπολη. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο παρουσιάζουμε στο βιβλίο, το οποίο, στο οποίο ήρθαν πάρα πολλέ αντιδράσει, και θετικέ και αρνητικέ, ναι. είναι, είναι ότι ο Προμηθέας έφερε την κρεατοφαγή στου ανθρώπου και αυτό το βρήκαμε στον. Ε, λεπτό, να βρω την πηγή. Να τη θυμηθώ στον Θες πώς, α, να σου γυρίσω. Όχι, όχι. Στον Αθανάσιο σταγυρίτη, ξεκίνησε αυτό. Με. Όσοι δεν γνωρίζουν τον Αθανάσιο Σταγηρίτη ε, είναι ένας ερευνητής μεγάλος τον οποίο, ο οποίο έχει μια σύμπιντικτα στοιχεία μέσα και στον... Ο, που και στον και στο πλήνιο τον Πρεσβύτερο. Τώρα σου αναφέρω μέσα γυκλοπαιδικές πηγές καλά κάνεις ναι, ε, που αναφέρουν ότι στην ουσία ο Πυθαγόρας έφερε την κρατοφαγία ως ανθρώπους είχαμε μια παρουσίαση μια μήνη παρουσίαση σε ανθρώπους έτσι που δεν συμπαθούν πολύ την κρατοφαγία και τους έφερε μεγάλη εντύπωση αυτό το κομμάτι και έχουμε μια εκτενή ανάλυση περί αυτών. Στο πλαίσιο αυτής της ανάλυσης αν και δεν το περίμενα, ψάχνοντας έτσι για τον προμηθέα διάφορα στοιχεία, ναι. έπεσα πάνω στις ανθρωποθυσίες και ανθρωποφαγίες, ναι. γιατί όπως ξέρουμε ο Μέγας Αλέξανος πήγε και έκλεισε την πύλη της Αόρνου Πέτραση, αν δεχτούμε την εκδοχή ότι είναι στον Κάφκασο, και έπεσα πάνω... Πάνω στι ανθρωποφαγίε που συνάντησε ο Μέγα Αλέξανδρα. Από του τοπικού κατοίκου, εκεί. Ναι ναι, Λαούς. Το ίδιο, ναι, ναι, ναι. Οπότε, παραθέτουμε και αυτά τα στοιχεία. Ναι. Και βλέπουμε έτσι κάποια. Βλέπουμε παράθεση πιγών Είναι μόνο, μόνο παράθεση πηγών και ελάχιστα σχόλια δικά μου. Γιατί, γιατί θεωρώ ότι σε μία έρευνα πρέπει να παραθέτεις μόνο πηγέ και όχι να. Να επιβάλλει αυτό που συντάσσει το κείμενο να επιβάλλει τη δική του άποψη. γιατί αν παραθέτεις Ναι, πηγές... βάζει πηγέ και λε και τη δική σου άποψη. Λες... Εννοείται ότι πρέπει λες να βρει και το και δικό σου. τη δική σου, όχι μόνο ναι, τη δική σου. Ναι, πρέπει να παραθέσει και το δικό σου συμπέρασμα. Αλλά όταν παραθέτει την... πηγέ, δίνει και μια εγκυρότητα. Γιατί και παραπέμπει έξ... και τον άλλο να πάει να το να το δει και με τα ματάκια του. Έγκριτου συγγραφεί όπω τον Ηρώδοτο και παραθέτης, έτσι, παραθέτης έχουμε μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία, Ξανάγκης. Λοιπόν, τους... πε μου τον τίτλο. Ε, το βιβλίο λέγεται «Προμηθεϊκά δεσμά». Ωραία, θα κάνεις μια φωτογράφηση. που ποτέ δεν σου είπαν. Ε, ο λόγος που έβαλα το, τον υπότιτλο είναι γιατί ο Προμηθέας ναι. παρουσιάζεται πάντα ως... εντός σαν ο εικόνα μου επιτραπεί ο όρος... Ναι. Ο καημένος, που τον χτύπησε ο Δίας... Ε, ε, δεν το κρύβω ότι παίρνω τη θέση ξεκάθαρα στην εισαγωγή, ξεκίνησα ω έτσι, στην απόδοση εννοείται ότι δεν την πήραξα καθόλου, ε, δεν την αλλίωσα εννοείται, είναι αντιπαραβολή. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι είμαι υπέρ ότι ο Προμηθέας είπε, ήταν υπέρ των Τιτάνων και έπρεπε να παίξει ένα ρόλο, ιστορικά το ρόλο αυτό τον οποίο έπαιξε, να κλέψει το πυρ. Να πούμε, ιστορικά για τους ακροατές, ο οποίος δεν μας ακούει, δεν μας ακούει ότι ο Προμηθέας έκλεψε το πυρ και μετά την κλοπή του πυρός δημιουργήθηκε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό που θα πούμε σήμερα, το γένο των ανθρώπων, αυτό που ονομάζουμε σήμερα άνδρας και γυναίκα. Και... Και πηγαίνει λίγο στο κομμάτι αυτό σε σχέση και με το μήλο ναι. που έγινε και στην Παλαία Διαθήκη. Ψάχνοντα και κάποια άλλα στοιχεία, επειδή διαβάζω και την Παλαία βλέπω ότι πολύ ευστοχά οι άνθρωποι που γράψαν την Παλαία Διαθήκη αντιγράψανε πολύ ωραία στοιχεία της ελληνικής μυθιστορίας. Ναι. Ε... Θα μου το φωτογραφήσει ναι. το εξώφυλλο και τα άλλα του πατέρα σου, γιατί μπορεί να τα έχω συμβιωθεί. Κάτσε λίγο ναι. να ολοκληρώσω λίγο αυτό το κόμμα Όχι, το θέλω πάλι... να πω. Σαν μπάνι θα μου ναι. τα στείλει στο email ναι, ναι. να τα αναρτήσω σε ένα μπάνερ που έχω. Γιατί ναι, πολλοί ναι. Φιλίππι γουστάραν τον πατέρα σου και γουστάραν για σένα δεν είναι και το θέμα. Όμω ναι, ναι, ναι. θέλουν κάποιο βιβλίο. Και παίρνω τη θέση ξεκάθαρα του Διώ, λοιπόν, διότι ο Διώ θα έπρεπε να, να προστατεύσει εκείνη στιγμή. Ε, την, την, τη θέση του και τη θέση της λεγόμενης ανθρωπογέννησης διότι ο Ισίωδος μας δίνει ξεκάθαρα τις αναφορές ότι είναι πατέρας Θεό και ανθρώπων και θα έπρεπε να τιμωρήσει και βάσει αναφορές του ο Γίου και κάποιες άλλες αναφορές οι οποίες έχουμε φυλακίστηκε εκεί πέρα και δέθηκε δεν ξέρω αν κάθεσε, 30.000 χρόνια ναι, το εκεί... γράφει το κείμενο αυτό δεν το γράφω εγώ, το βρήκα σε Δεν είπα να το το γράφει το κείμενο, είπα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και μία άλλη αναφορά του Απολώνιου του Τιανέα. Ιάν δειχτούμε τις αναφορές του Απολώνιου του Τιανέα, που εγώ τις δέχομαι προσωπικά, είναι μια προσωπική μου θέση, αναφέρεται ότι βρέθηκαν οι δέστρες του, αναφέρεται ότι είδε τις δέστρες του, τιανεα ιαν πώ τις αναφορες του Απολλώνιου του τιανεα που εγω τις δεχομαι προσωπικα ειναι μια προσωπικη μου θεση αναφερεται οτι βρεθηκαν οι δεστρες του αναφερεται οτι ειδε τις δεστε του δηλαδη το πω ήταν δεμενε Σχαλκάδες τέλος πάντων, ναι. Και η απόσταση περίπου ήταν ένα στάδιο, που ένα στάδιο, ένα ατικό στάδιο, όπου ο Πολόνους ο έζησε το πρώτο έζησε την περίοδο που το ένα ατικό στάδιο ήταν γύρω στα 185 μέτρα, άρα αν ήταν δεμένο σε θέση σταυρού και τα χέρια του ήταν... Αυτός πόσα μέτρα ήτανε. Ήταν 185 ε... μέτρα, το, δηλαδή εάν ήταν... Δεμένο και τα χέρια, ήταν σε έκταση, σε, σε έκταση, τα χέρια του, αν ήταν σε έκταση, ναι. ε, ήταν 185 μέτρα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, αν, αν περίπου τα χέρια μα είναι σε έκταση, είναι περίπου το ύψο μα κατά προσέγγιση. Ναι. Δηλαδή, αν, τα χέρια μας, ε, αν εγώ πούμε 1,82, περίπου σε έκταση τα χέρια μου περίπου, κάτι λιγότερο είναι από, ε, ε, από 1,82 μέτρα. Ναι. 1,82 εκατοστά. Οπότε ο Προμηθέας πρέπει να ήταν κοντρικά γύρω στο 185 μέτρα. Ε... Δεν μου λες δύο λεπτά. Όταν λέει το κείμενο που έχεις βρει τις πηγές σου mm -hmm. 30.000 χρόνια το με... γίγου το κείμενο. Ναι. ναι, δεν μου, ναι. Το χρόνο το μετράγανε όπω μετράμε τώρα 365 μέρες ή, ναι, ένα, το χρο... κύκλο, το κύκλο, ή ναι. ένα χρόνο εννοούσαν 20 δικά μας. Έτσι λέει το κείμενο δεν μπορώ να δεν, δεν γνωρίζω. Λέει το... πώ. Ήταν ο χρόνος. Πώς ήταν ο χρόνος. Πώς. Το πώς. Λογική, ε, ε, από όσο νωρίζουμε και από το θαλήτο μιλήσου, είχαν, είχαν, είχαν κλείσει το πώς μετρίαται ο χρόνος με βάση, εποχή, την, βάση των, την αλλαγή Τον των εποχών, εποχών. τότε. Ναι, των εποχών. Ναι. Οπότε, ε, ε, έχουν πλειάδα πολλών στοιχείων μέσα στην εισαγωγή. Δεν είναι μια... Δεν είναι μια Θεατρική προσέγγιση εισαγωγή είναι μια καθαρά ερευνητική εισαγωγή ναι. και προσπάθησα να μην ξεφύγω πολύ από το θέμα, να μην κάνω μια υπερανάλυση. Ναι. Ε, αν ο πατέρα. Γιατί. Και επίσης προσπάθησα να τα γράψω σε μια γλώσσα πολύ απλοϊκή, υπερβολικά απλοϊκή. όπως μου έλεγε και ο επιμελητή μου, μια γλώσσα πολύ μαλλιαρή. Απλή, γιατί ο σκοπό μου είναι να το. Να μπορεί... γίνει κατανοητό. κατανοητό Όπω έχει διαβάσει και εσύ τα βιβλία του πατέρα μου ήταν τεχνικά δύσκολα ναι. γιατί ο πατέρα μου θεωρούσε και ορθώς θεωρούσε ότι έπρεπε να ανεβάσουμε τον κόσμο θεωρώ ότι πρέπει να του ανεβάσουμε από τις πηγές να παραθέτουμε τις πηγές και, και ας το βρει μόνος του ναι και ας βρει μόνος του ε, οπότε παραθέτουμε μέσα τις πηγές το, το που ήταν ο Προμηθέας το τι ρόλο έπαιξε ο Προμηθέας αν έπαιξε θετικό ή αρνητικό. Ε, επίσης, ένα άλλο τοπίο, μία πηγή την οποία την έχασα, είχα βρει μία στατιστική μελέτη, πόσες φορές είχε ανέβει ο Προμηθέας στα Σοβιετικά καθεστώτα. Ως παράσταση. Ναι, είναι πάρα πολλές φορές είχε ανέβει, γιατί έπαιζε, ήταν και καλά ο, ο αδικημένος, ε, ο Προμηθέας. Άρα τον κάνανε λαϊκό ήρωα. Ναι, ναι, θέλω να τον κάνουν λαϊκό ήρωα, τον Προμηθέα, ε, να, να παίξουν το ρόλο του, του λαϊκού ήρωα. Ναι. Και, ε, και ένα άλλο στοιχείο, δεν ξέρω αν το είπα, είναι ότι μετά το, το πύρ του Προμηθέα, στην ουσία δημιουργήθηκε αυτό που ονομάζουμε η γυναίκα μέσω της πανδώρας Α, μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Μεγάλο κεφάλι και πρόσεξε εδώ πέρα να δεις κάτι. Σε μια ανάλυση ενός ξένου, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα, πολύ γνωστού, πάρα πολύ γνωστού, το είχα βρει στη βιβλιοθήκη μας, ε, ουσιαστικά κατηγορεί τη γυναίκα, διότι η γυναίκα είναι δημιούργημα των θεών που τις δημιουργήσαν και τις δώσαν όλα τα δώρα, οι θεοί. Μα. Δηλαδή είναι ένα, είναι ένα θείο δημιούργημα, ενώ για τον ναι. άντρα δεν τιποτα τίποτα. Παν-δώρα, έχει όλα τα δώρα. Όχι μόνο αυτό. Τιμολογικά δημι... μιλάμε Ναι, Ναι, αλλά. Ήταν και εντολή του Διό τον... να δημιουργηθεί η γυναίκα και όλοι οι Θεοί δώσανε πάρα πολλά δώρα στη γυναίκα. Καλά, χαρακτηρίζω. Δεν μου λε και... τώρα, όλο αυτό το σκηνικό mm -hmm. που περιγράφει προμηθεία και mm -hmm. Μήπως μήπω οι παλαιοί, γιατί ήταν άλλε οι εποχέ, είχαν και τον υπερπολιτισμό του, όπω έχουμε πει σε mm -hmm. κατεπανάντια κλπ. Είναι ρητορία και θέλει κάτι να σου πει ο μύθο και καλυμμένα. Όχι, είναι μια μεταξελιχτική πορεία του ανθρώπινου γένους, ναι. για μένα. Ναι. Μια μεταξελιχτική πορεία του ανθρώπινου γένους και το πώς εξελίχθηκε στην, α... στην πορεία των αν... χρόνων. Στην... Στην ναι. Αυτό είναι, είναι κάτι πάρα πολύ απλό, δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο. Στην δυσκολο. ουσία, ναι ρε παιδί μου, αλλά το απλό είναι και το δύσκολο. Δηλαδή, μέχρι να φτάσεις να δει την απλή λυσή, πρέπει να έχει κάνει όλο τον κύκλο... Τη... Το νοηματικό κύκλο. Το νοηματικό όλο. Στα Πολλά ερωτήματα και απαντήσει δεν τα βάζω γιατί θεωρώ ότι οι αναγνώστες θα τα βρουν και θα τα αναλύσουν μόνοι τους. Ναι. Ήδη με ρωτάνε εμένα, επειδή ναι. μου στείλετε το μου από την Αυστραλία, μου λέει πώς μπορεί να προμηθευτώ το βιβλίο. Το βιβλίο θα αναρτηθεί εδώ για να το προβάλλουμε, mm. γιατί αυτή τη δουλειά κάνουμε εμείς. Εδώ προβάλλουμε τ, τ, τ, τ, τις εργασίες των φίλων και δεν μοιάζει ο φουράκες με τον Μπεκ και τον Γκρέγορη Πεκ και το... τα μυτοχόνδρια τώρα, έτσι είναι αχαριστός. Θα αναρτήσουμε τα προμηθεϊκά δεσμά, θα σου στείλω λοιπόν, τα αρχεία. Θα στείλεις τα εξώφυλλα στο Ίμφο Παπάκη Αλμή 14 να. και τα εξώφυλλα του Πατέρα σου όλα 12, mm. 15 πως θα έγιγραψει. Ναι, 12, ναι. 12. Mm -hmm. Να τα έχουμε εδώ, διότι θέλουν οι φίλοι να παραγγέλουν ένα βουλία. Ναι, ποιά. βεβαίως. Και, να, να, και, για, και γιατί έβαλα τον τίτλο προμηθεϊκά δεσμά. Τα προμηθεϊκά δεσμά... Είναι μια προσωπική έτσι, συζήτηση, την οποία κάναμε και με ένα φίλο μου. Ναι. Διότι θεωρώ ότι μετά τον προμηθέα, στην ουσία δημιουργήθηκε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονο ανθρώπινο είδο. Γιατί μετά τον προμηθέα δημιουργήθηκε, μετά ναι. το, την κλοπή του πυρός, τη δημιουργία τη γυναίκα. Και στην ουσία εγκλωβιστήκαμε στην ανθρώπινη ύλη. Σε αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινη ύλη. Ναι. Γι' αυτό λέω δεσμά, προμηθεϊκά δεσμά. Ναι. Διότι είμαστε δεμένοι σαν τον προμηθέα. Μέσα σε αυτό, μέσα στον εγκλωβισμό της ύλης, ε, της υλική πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Ναι, σωστό. Ε, δεν μου λες τώρα, ε, ναι. ε, αυτά αναφέρονται από την εποχή του Αγίου ακόμα. Από τους κατακλυσμούς εννοείς. Για τον Προμηθέα που έλεγε πριν. Ε, δεν, δεν έχουν, κοίταξε, σίγουρα είναι πριν το Δευκαλίωνα. Ναι. Ε, Και μετά το Δάρδανο, νομίζω. Με ναι, τρεις οι κατακλύσμοι Ναι, ναι, του Ογίου του Δαρδάνου και του Τευκαλίονος ναι. Άρα ο, του Ογίου είναι ο πρώτος Ο πρώτος, κοίταξε Ρα... αυτό τώρα παίζεται Αν του Ογίου του Δαρδάνου Αλλά ε, αυτή αυτοί... είναι, δηλαδή, είναι κάτι χιλιάδες όνια πριν Ναι, σίγουρα είναι ο του Τευκαλίον ναι. Ωραία, το ναι. ανθρώπινο είδος ναι. Λένε οι, οι μελετητές, ερευνητέ και επιστήμονες Ότι είναι συμπλή τώρα το λένε ναι, ναι. 10 εκατομμύρια χρόνια ύπαρξη έχει ο άνθρωπος ναι. Είναι το τελευταίο ζώο στον πλανήτη Και αφού γίνανε όλες οι κλιματολογικές μεταλλαγές Μάλιστα Οι κατακλυσμοί είναι των τελευταίων 100.000 ετών Μάλιστα, ναι. Άρα πως μπορεί ένα κείμενο Παύλα αναφορά Που είναι μέσα στα τελευταία 100.000 χρόνια mm -hmm. Από σήμερα και πίσω mm -hmm. Να λέει για τη δημιουργία του ανθρώπου Αυτό που ξέρουμε σήμερα Ανθρώπου mm -hmm. εννοούμε έτσι Ως mm -hmm. Ενώ ο άνθρωπο είναι δέκα εκατομμύρια χρονιά. Εκτός αν το story που έχουμε μάθει εμείς αναφέρεται στα εκατομμύρια χρονιά πίσω της δημιουργία. Μιλάμε, δεν είναι άχρονο, άχρονο διότι όταν, μιλάμε, σου. Ναι, όταν μιλάμε για τιτάνες... <laughs> δε... Έλα ρε Μίτσος, σταμάτα. Τι λέει ο Μίτσος? Τι ήταν ο Δάδανος λέει. Προσφυγόπουλο ναι. ρε, ναι. ναι. ρε αγόρι μου. Ναι. Ότα, χιούμορ όταν... μεγάλο. Να, να είναι καλά λοιπόν, λέμε, όταν, μιλάμε για... όταν μιλάμε για εκείνη την εποχή, είναι... είναι άδικο να μπούμε σε μια λογιστική καταγραφή αν δεν έχουμε πρωτότυπες πηγές ναι. Προσωπική μου άποψη θέτω, έτσι. Λοιπόν, λοιπόν. Είναι αυστηρά προσωπική άποψη. Να μπούμε σε μια λογιστική καταγραφή Εκτός και αν έχουμε πρωτότυπε πηγέ. Έτσι το θέτω, αυστηρά προσωπική μου άποψη, ναι. εκτό και αν έχουμε πρωτότυπε πηγέ ε, ή που τι θεωρούν πρωτότυπε πηγέ. Εγώ του Ογείου, α πούμε, ε, του Θεού, το, ε, το θεωρώ πρωτότυπη πηγή. Ε, τι γίνεται τώρα. Ε, ε, να ψάξανε όπως... το βρήκανε, ναι, το στείλανε εδώ στο Messenger από το YouTube προμηθεϊκά δεσμά. να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ο φίλο μα, ο Σπύρος Να είναι καλά. Τι, τι γίνεται τώρα στο Facebook τόστι λέει. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ένα βίντεο που μου έφτιαξε ένας, ένας φίλος και ο ξαρφός μου. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ε, αυτό το οποίο μας, μας, που με ενδιαφέρει με είναι ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Μελετώντας και εντρυφώντας τον Απολέον τον βρήκα ότι αναφέρει ότι ο ίδιος είδε και είναι πάρα πολύ πρόσφατο. Αυτό είναι στα χρόνια του Χριστού, έτσι. Πώ αυτό είναι τελείω. 2.000 ετών. Ναι, είναι τελείω. Δηλαδή είναι χτε αυτό, έτσι. Χτε το μεσημέρι το πολύ. Ναι, ναι, δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά. Ακούγεται 2.000 χρόνια, δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Σπίρο, πε μου και την περιοχή που μα άκουσε, αγοράκι μου, που μου στείλε στο μέσατζερ το την ανάρτηση αυτή. Λοιπόν, λέγεσαι. Και τι γίνεται τώρα, Α... μα αναφέρει ότι είδε τι δέστρε, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Ναι. Η Άμπα ένας αρχαιολόγος, και αυτό θεωρείται ότι είναι στο Πακιστάν, στο σημερινό μεταξύ Πακιστάν και Ινδία, σε ένα εκείνο κομμάτι. Για Άμπα είναι αρχαιολόγη και δούνε αυτή την περιοχή, είναι που, έδωσε ο, που έδωσε και ο Μέγας Αλέξον σε αυτή τη μάχη εκεί πέρα, mm -hmm. στο Κάφκασο, στην Άορνο Πέτρα. Να, όταν λες, στον Ινδικό Καύκασο τη Ρωσία. Όχι, όχι, στον Ινδικό Καύκασο, ναι. Το Ινδοκού που λέμε. Μάρα, βονέ, ναι. ναι. Έτσι, Πάμε. Ε, εκεί έχουν πλακωθεί Πακιστάν και τέτοια. Εκεί, εκεί, ναι. Όλοι οι πόλεμοι. Ναι. Ανοίγω ναι. μια απαρένθεση ναι. του δευτερολέπτου. Δηλαδή, ναι. μην είχα στον νυρμό μου. Τι α, γίνεται. Τώρα. Οπότε, και αναφέρει αυτό το πράγμα εκεί πέρα. Λέω εγώ τώρα, ή αν εκεί πέρα βρεθούν κάποιε δέστρε, υποτιπόδει δέστρε μετά από αυτό. Θα ανατραπεί το σύμπαν. Εκεί καταλήγω εγώ εκεί πέρα ανατρέπεται όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Λοιπόν, άγκω τώρα. Ναι. Ε, γιατί γιατί, γιατί είπε πολύ σοβαρό όχι, θέμα. Όχι, γιατί κλείνω, κλείνω. Άρα λοιπόν, κλείνουμε ότι υπήρχαν οι Τιτάνες, φύστοτο οι Τιτάνες, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε Τιτάνες, ήταν με όλη την οντολογία... Μα για αυτό από τα, αποτυπώθηκε Μ, στον Παρθενώνα, ναι, η Τιτάνο ναι, Μαχία. Ναι, με, με όλη την οντολογία την οποία λέμε, και σήμερα λέμε όταν δούμε κάποιο ψηλό γεροδεμένο πόπο γίγαντα στη τάναση Ναι <Κι> <Κι> αυτό λέμε. Έτσι, δεν λέμε. <Κι> δηλαδή δει, αν δει ένα δύο μέτρα δύο είκοσι ξέρω εγώ. <Κι> ε, ναι <δες> γίγαντα. <Κι> γίγαντα ρε τη να πούμε ποιος είσαι. <Κι> <Κι> έχει αποτυπωθεί <Αδίγωστα> στη μνήμη μας. Και είναι κάποια στοιχεία τα οποία θα διαλύσουν το σύμπαν από το πω έτσι λαϊκά. <Κι> <Κι> <Κι> Το θέμα λοιπόν ποιο είναι, άμα πάνε οι αρχαιολόγοι διεθνείς, από οποιασδήποτε από σχολές... Ότι, από ότι το ψάξε και σε αγγλική βιβλιογραφία, ναι. δεν είδα κάποια αρχαιολογική σχολή να έχει πάει εκεί πέρα. Δεν είδα εγώ, μπορώ να κάνω λάθο. Μου θυμίζει δεν, ο ζεύρος... Δεν, δεν έχω πάει εκεί πέρα, είναι κάποια ταξίδια που θα ήθελα πολύ να κάνω στη ζωή μου. Περίμενε, μου δεν, θυμίζει, θυμίζει ο, ο φίλο εδώ ότι εκεί κοντά είναι και η κοιλάδα που είναι η καλά. Ακριβώς. Εντάξει, είναι λίγο, έχουν μια απόσταση. Αυτή μα? η περιοχή γεωγραφικά, Ναι, Είναι μια ευρύτερη η περιοχή, ναι. Γιατί και αυτοί έχουν τα χωριά του εκεί, στον Ινδικό Καυκασό. Γίνεται πανικό εκεί πέρα, έτσι. Χαμό. Τι ή... θέλω να πω που πήγα mm. από πριν. Ακόμα συζητάμε για αυτό το τεράστιο, το μεγάλο έξατρο. Mm -hmm. Διότι όπου πήγε αυτό, αν δουν τη γεωγραφία τώρα που μιλάμε, ή γίνονται ή γινόντουσαν και έχουν σταματήσει και έχουν αρχίσει αλλού οι πόλεμοι. Okay. Πουθενά αλλού. Πρόσεχε, έτσι σε, ώστε... σε, σε, σε αυτό το βιβλίο, σε διακόψω. Σε αυτό το βιβλίο εδώ πέρα, σε πάρα πολλέ σύμπικτε ιστορίε, θα δούμε για τι ανθρωποθησίε που είναι που πήγε να αντιμετωπίσει ο Μέγας Αλέξανδρο. Και, α μου επιτραπεί η τη ναι. Για ποιο λόγο έγινε ο πόλεμο και κατέλαβε την Άρνο Πέτρα. Και για ποιο λόγο Ανδρέας ο Ανδρέα μας μα λέει: Έκλεισε την Άρνο Πέτρα. Ναι. Με ένα γυαλί. Το λέω πόρα πάρα πολύ λαϊκά, τα λέω πάρα πολύ λαϊκά, να τα καταλάβει ο κόσμο. Ναι. Και παραθέτω μόνο τα κείμενα μέσα. Επαναλαμβάνω μόνο τα κείμενα. Τίποτα άλλο παραθέτω, παραπομπέ στο κειμένο. Λοιπόν, επανέρχομαι και επαναλαμβάνω, γιατί δεν γι έχει θεϊκή αποστολή ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι. Δεν τον έστειλε ο άλλο εκεί κάτω, γιατί τον στείλανε. Τον εκπαιδεύσανε και τον εστίλανε. Δεν τον έστειλε ανθρώπι. Αν θε την προσωπική μου άποψη, δεν είχε ανθρώπινη αποστολή. Εσύ το διευκρινίσω, εγώ είπα τον εστήλανε. Δεν είπα ποιοι. Λοιπόν, και είχε και συγκεκριμένο δάσκαλο που έχει βγει νούμερο ένα στον πλανήτη στον πολιτισμό, τον ανθρώπινο τα τελευταία 60 χρόνια. Ο παγκόσμια κοινότητα τον έβγαλε, τον Αριστοτέλη. Έτσι. Και στου 10 που έχουν βγει, οι 6 Έλληνε. Τι θέλω να πω. Άρα δεν τον εστήλανε εκεί τυχαία. Παμπλα δεν πήγε τυχαία. Πήγε η αποστολή και δεν είναι τυχαίο ότι. Αν δούμε συνοριακά, νότια και βόρεια, τη διαδρομή του από την Ελλάδα, σημερινή Τουρκία, Αφγανιστάν, Συρία, Ουσβεκιστάν, Τατζικιστάν, Ινδίε, κάτω και κλπ, όλη η φασαρία μονίμως... Γίνεται εκεί πέρα. Γίνεται εκεί. Ναι, εάν, εάν... Το θεωρείς τυχαίο. Όχι, θα σου πω κάτι. Αν δεις το κείμενο της παραπομπές που έχουμε μέσα... Ε, ή αν δεις παραπομπές που έχουμε μέσα και, ε, και δεις και δι, ανατρέξεις στην ιστορία και πίσω ότι αν δεν είχε πάει ο Μέγας Αλέξανος εκεί πέρα κλείσει την Άρνο Πέτρα θα πεις φαντάσου τι θα γινόταν τώρα Ναι. αυτό σου λέω μόνο Λοιπόν, πρόσεξε τώρα πώ θα το συνδέσουμε, αγαπητοί mm. φίλοι, για να δείτε πώ μα δουλεύουνε. Ναι. Ακόμα δι... και με τον καπνιστικό mm. νόμο να το γιώσω, εγώ το φέρω εκεί που θέλω. Άκου τώρα. Μα γιατί με το γιώσε, εσύ απογειωθήκαμε να το γιώσει. Μα πρέπει να είμαστε mm. ρεαλιστέ για να καταλάβουμε ότι τα 2000 χρόνια αυτά mm. είναι χθε το πρωί. Άρα δεν μπορεί να αναιρέσει κάτι που. Δηλαδή δεν θυμάσαι τι φαϊέφαγες χθες το πρωί. Γιατί το χρονικό αυτό είναι. Τα 2000 χρόνια. Mm. Mm. Χθε το πρωί. Και πολύ χρόνο λέμε. Τι θέλω να πω, το Λόφο Καστά που έτρεχε και ο Σαμαράς, όντας πρωθυπουργός στην Αφίπολη κλπ, τον εταπόσανε, τον κλείσανε. Τι σου βαλτζή που είπε αντίστοιχα κάτω στην ΟΑΣΙ ΣΥΟΑ κλπ. παιδιά εδώ έχουμε θέμα, έκανε μια κουταμάρα, το έχουμε πει, θα σου πω ποια η κουταμάρα που έκανε, mm -hmm. το παραδέχετε, αλλά είναι αγνά ατόμα αυτά αγαπητοί φίλοι και παρορμητικά, mm -hmm. θα σου πω τώρα να πω. Την ξεφτιλίσανε, την, την εκδιώξανε και πήρε ο, <coughs> τηλέφωνο ο μικρού τσικό υπουργό πολιτισμού mm -hmm. ο Θάνο mm -hmm. την ημέρα που είναι μπροστά στην πόρτα. Παύλα τρύπα εκεί να μπει στην ανασκαφή. Μέσα <coughs> έχοντα όλε τι άδειε του Αιγυπτιακού κράτου mm -hmm. και αντί να μπει. Γιατί είχε αδεία και έκανε ό,τι ήθελε. Mm -hmm. Με το συνεργείο μέσα να ράξουνε, mm -hmm. να ανάψουνε τσιγάρο και να στείλουνε έναν εργάτη και να πούνε φώναξε τώρα την αρχαιολογική υπηρεσία της Αιγύπτου που μας έδωσε την αδεία να έρθει να πάρει φωτογραφίες και να πει καλησπέρα, εδώ είμαστε. Το είπε μία μέρα πίσω. Και της αφαιρέθηκε η άδεια σε πέντε λεπτά. Mm. Οσημίτη. ο mm. Ποιο ήταν. ο Σιμ Mm -hmm. και Υπουργό εξωτερικών ο παγιάλος, που λέει ας τη σημαία να φύγει να την πάρει ο αέρας mm -hmm. πείτε mm -hmm. να τα τα αποτελέσματα ο Καστά δεν κουνιέται την Περιστέρη την ξεφτήλισαν απαγορεύεται πέρισταρι. να περάσει και απόξω γιατί τι έκανε η Περιστέρη έχει την εφορία της καβάλας εκεί που ανήκει η περιοχή Σερών στην εφορία αρχαιοτήτων mm -hmm. θα δούμε αν έχει δεν ξέρω mm -hmm. Λοιπόν, το πνίξανε σε κυβερνητικά κλιμάκια πρωθυπουργών mm -hmm. και όλος τυχαίως, αφού το πνίξανε μετά, αναγνωρίστηκαν τα σκόπια. Τυχαία. Γιατί αυτός και τα κόκαλά του παίζουν ρόλο στη σημερινή, τώρα που μιλάμε, εξωτερική πολιτική. Mm -hmm. Για να δούμε ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και τι κάνουν τώρα, σου λέει κουνιούνται, κάτι η γη τώρα, ξέρεις. Λίγο από εδώ λόγω και τη λάσπη, τα βδελυρά έθνη, να τους πνίξουμε, να ξεμπερδεύουμε. Δεν είναι δικιά σου αυτή η φράση, να ξέρεις. Αυτή η φράση είναι δικιά μου τώρα. Δεν είναι δικιά σου. Δεν είναι δικιά σου. Αναφέρεται η λέξη αυτή, εγώ δεν χρησιμοποιώ τη λέξη τώρα. Αυτή Α, αυτή αναφέρω την... το Λέει γεγονός ο, ως... ο ο σαλό. Που τον έχουμε στο βιβλίο. Ναι ρε άλλο θέλω να πω. Τα, και και για να το συνδέσουμε βέσμα. τώρα για να κάνουμε και επόμενο διάλειμμα αλλά μην χαλάμε τις ενότητες θα mm. σας πω τώρα και την δική μου αποκλειστικά σκέψη. Ε... Ε, Μίτσο μου θα το πω σε λίγο. Μου γράψε ένα φίλο κάτι στο πριβέ. Λοιπόν το έχω πει σε φίλους αυτό και δεν θυμάμαι αν το έχω πει και στον άρα νομίζω. Mm. Το εξή γιατί εμείς βλέπουμε το γεγονός τώρα που συμβαίνει, αλλά αν το συνθέσουμε γιατί δεν θυμάται κανείς τι γινότανε πριν 20 χρόνια. Έτσι δεν είναι. Δεν θυμάσαι. Ούτε εξή ποιο. Ως... Θυμάσαι μάλλον ποιος ήταν υπουργό εκεί, εκεί, εκεί, εκεί. Σημειωτέων λοιπόν να το δέσουμε μια και ήρθε σήμερα εδώ και κοίτα τι ωραία που πάει η κουβέντα. Όλοι οι ενδυνάμοι πρωθυπουργοί ή πρωτοκλασάτα ονόματα παντών των κομμάτων έχουν περάσει το Υπουργείου Πολιτισμού. Σου κάνει εντύπωση αυτό? Όχι, όχι. Δεν σου κάνει. Εμένα μου κάνει. Δηλαδή Μερκούρι. Ά, α, μα αυτή την έννοια το λες, ναι. Mm -hmm. Μπακογιάννη. Παπάνδρεου Γιώργος. Σαμαράς. Καραμάλης Κώστας. Και ούτε στην αριθμό, ενδυνάμει οι πρωθυπουργοί, ασχετά αν έγιναν, έχουν περάσει από το Υπουργείο Πολιτισμού. Εδώ λέμε το γεγονό αν δεν κάνουμε κριτική. Σωστό. Αυτοί λοιπόν έχουν θάψει και το παιχνίδι. Άρα, γιατί περνάνε από το Υπουργείο Πολιτισμού, ούτε από το Γεωργία, ούτε από το Πεδίας, ούτε από το Ανάπτυξη, ούτε δεν ξέρω από 40 Υπουργεία. Με 10 εκατομμύρια κατοίκου και η Ισπανία με 40 έχει 12. Για άλλη πατέντα αυτή. Ε. Έχουμε το πιο βαθύ κράτο μισθού με του λιγότερου κατοίκου και είμαστε και υποκατοχή. Η Γερμανία με 80 εκατομμύρια έχει 600.000 δημοσίου υπαλλήλου και εμεί έχουμε ένα 200. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα πώ έχουν στήσει το εργάκι. Βενιζέλο, μπράβο Μιτσάρα που μου το θύμισε, ο χοντρό. Άρα η Παρέτσινα ξέρει αυτά που εμεί δεν ξέρουμε και τα διαβάζουμε από έναν ερευνητή που λέει Φουράκης Και αν δεν τον αναγνωρίζουμε λέμε: Έλα μου, ρε, τι λέει ο μαλάκια τώρα. Ο Τάλλο, ο Γιάννη, ο Χίωψη. Ενώ αυτοί ξέρουν το παιχνίδι. Δηλαδή ο πατέρα σου το ξέρει το παιχνίδι, Ρε. Εγώ. Δεν να σου πω κάτι. Δεν δε μα ενδιαφέρουν. Είναι προσωπική άποψη. Ειδικά. Κάτσε να δει τώρα τι που θα σε ενδιαφέρει. περίμενα. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο ερευνητή που είναι τρελό και την ψάχνει, το βρίσκει το σύστημα τον ελληδωρεί. Ο αναγνώστη άλλο θα πάει θα να το φωνές, πάρει. Θα βρούμε φωνέ, θα βρούμε Θα βρούμε, έρχεται η ώρα. Άκου όμω το συλλογισμό του Γαρποδίνη τώρα. Mm -hmm. Είναι δικό μου, δεν έχω διαβάσει πουθενά. Mm -hmm. Από το 50 και μετά, που άρχισε το έργο και βάλα να πάνε τον καραμαλή το σύστημα, έχουμε βγει από τον εμφύλιο. Ο άλλο ψάχνει να βρει που θα βάλει κεραμίδι και ένα σόβρακο. Ξυπώλοι, τι περπατάγαν όλοι. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτά που θα σήμερα. Ναι, mm βέβαια. -hmm. Σήμερα έχουμε την πολυτέλεια. Την ναι, ζήτηση. έστω και δύσκολα λε: Ένα νίκη το πληρώνω σε μια γκαρσονιέρα. Να πάω, θα Δεν χρειάζεται να έχω και αμάξι. Το βολεύει. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Ήταν mm. εξαθλειωμένη η Ελλάδα. Και έρχεται ο Εθενάρχη. Ωραία. Αναλαμβάνει ο Εθενάρχη έχουμε τα γεγονότα στην Τουρκία το 1955. Το 1965 με Εθενάρχη και Γιώργο Παπαντρέου. Έχουμε το 1964 την επόμενο Σεπτεμβρία να την Τουρκία. Τι κάνουν, διώχνουν του Έλληνε. Ωραία. Αναλαμβάνει ο Νάσερ στην Αίγυπτο. Διώχνουν όλου του Έλληνε, του Αιγυπτίου Έλληνε, του Αιγυπτιώτε όπω λένε. Γίνονται φίλοι σε Κονγκό από εδώ, από εκεί, Ροδεσία κλπ. Φεύγουν όλοι οι Έλληνε από την Αφρική, οι οποίοι εκεί πήγαν να εργαστούν και ήταν και επιχειρηματίε. Δεν πήγαν να κάνουν απικίε mm -hmm. με του Βέλγου που του κόβαν τα χέρια και του βάζανε να του κουβαλάνε στην πλάτη. Εντάξει, να όλα. Πέφτει το καθεστώς της Σοβιτικής Ενώσεω. Το 90 ανοίγουν τα σύνορα. Φεύγει από Υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας και γίνεται πρόεδρος της Γεωργίας. Διώχουν αυτό που λέμε σήμερα Ρωσοποντί. Δηλαδή, τι έγινε εμείς την πεντικονταετία. Διώξαν τους Έλληνες από παντού. Από παντού. Έλληνες γύρω γύρω τώρα δεν έχει. Πού είναι μαζεμένοι οι Έλληνες. Στην Ελλάδα. Κοίτα πως τους λαμάνε και τους πνίγουνε τώρα. Σου λέει αυτούς όπου να τους διώξουμε πνίχτους. Φέρε τους άλλου τώρα εδώ, δώσε δικαιώματα και πνίξε τον Έλληνα. Τι βαράνε τώρα αφού τους διώξανε από το γύρω γύρω τη Μήτρα, τη Μαμά ελάς Και έχει τρελαθεί ο κόσμος. Δεν το ξέρει το έργο. Λοιπόν με δύο κουβέντες νομίζω ότι έδωσα ένα στίγμα. Τους διώχνουν από εδώ, τους διώχνουν από εκεί, τους διώχνουν από εκεί. 91 είναι τώρα, γιορτάστηκε την πτώση του Βερολίνου. Προσωπώντη, το έτσι, το αλλιώ. Τουρκόσπορου λέγανε οι γηγενεί Έλληνε αυτού που έρχονται από τα Μικρασία. Ναι, ναι, ναι. ναι και κεκ, και, κεκ. Και, και, αλλά ήταν Έλληνε. Πα... Δεν <laughs> πήγξε... ήταν ε, από το Πακιστάν. Οι πιο βασικοί, οι μεγαλύτεροι Έλληνε. Άρα, αυτού που πήγε να επιδείξει ο, ο Αλεξάνδρο, έρχονται εδώ και μα πηδάνε τώρα. Ποιος το έχει στήσει πήγε, αυτό συνόμηνα, ε, δεν... Το είπα ρε και σε Περιφραστικά κρίση πύλες. Ρε αγάπη μου περιφραστικά το είπαν mm -hmm. ε, Το καταλαβαίνω όλοι Ποιος τους φέρνει εδώ Αυτοί που μιλάνε ελληνικά Υπουν... Και πάνε να μας εξοντώσουν Υπάν... Μέσα στην Πατησίων που λέμε Δηλαδή μέσα στο σπίτι σου τώρα Σου λέει δε μετακινήσε Θα σου φέρω εγώ τον παίκτη μπαι... Φουράκι στο σπίτι σου, πόσα τραγωνικά είναι 100, χωράνε άλλοι 12 πάρτους εκεί. Τι θα κάνεις, θα Έχασε το σπίτι και θα βρεθούμε όλοι στον δρόμο. Και κάνει ηλεκτρονική την αυτή των σπιτιών για να μην υπάρχει το ψυχολογικό κάθε να πηγαίνει να φωνάζει ο, ο ιδιοκτήτης. Σου λέει ηλεκτρονικά τώρα, δεν θα έχεις επαφή, σε σκίζει από παντού. Να ο καπνιστικός νόμος, δεν κόφτω και το τσιγάρο τώρα, θα έρθει το ποτό... 11 η ώρα τα μαγαζιά θα κλείνουν και θα λες «ΟΝΟΝΟΝ» Πάρε για την κουβέρτίτσα να την πάει όπου βραθείς, πέντε φορές την ημέρα. Το έργο είναι αυτό, όποιος ζει με ψευδεστήσεις λυπάμε πάμε σε διάλειμμα. Έτσι έχει το έργο και θέλουν να ακούσουν την άποψή σου πάνω σε όλα αυτά σε σχέση με το βιβλίο οι φίλοι εδώ μου γράφουν, πάμε ένα διάλειμμα. Αφιερώμενο, Τόμα Σιουάνου. your diamonds, bright, sparkling diamonds, but believe me, dear, when I say that you can't give me the world. Γεράστια Θωμάς Ιωάννου, Τόμ Jones Κατακόσμων αγαπητοί φίλοι Αλμπίδου 14 τηλεία ακόμα εδώ με τον τάλο το φουράκι Έχουμε μπει σε αναλύσει Για να καταλάβετε ότι είναι η νέα γενιά Αλλά είναι ταυτόσιμο του μπαμπάτου Και όχι μόνο Λοιπόν ε, Για λέγε τώρα Την άποψη σε όλα αυτά Εν γένει, γράφουν εδώ οι φίλοι Αυτό είναι, είναι έτσι Είσαι και μια γενιά πίσω Αυτό... Ή δεν είναι Δυστυχώς είναι έτσι, είναι ένα σχέδιο που αυτό που ονομάζουν νέα πραγμάτων και οδηγούμαστε εκεί πέρα. Και να στο συνδέσω με την εισαγωγή σου και τον ντοκιμαντέρ που δεν σε χρηματοδότησαν ναι, ό,τι πανεπιρωτικές οργανώσεις από το Σελάδος. Ναι, Πώς... να, να σου πω κάτι σε αυτό το κομμάτι ναι. και σε σχέση και με τον ντοκιμαντέρ <κοί> και με το βιβλίο. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στι ανεξάρτητε φωνές ε, όπως είναι και η δικιά σου τώρα εδώ πέρα προσπαθείς μόνος σου να κάνεις πράγματα και σε ανεξάρτητες φωνές και εγώ και ως εκδότης είμαι και εγώ μια ανεξάρτητη φωνή πρέπει να ενωθούμε εμείς οι ανεξάρτητες φωνές ναι ε, διότι γίνεται, γνωριζόμαστε κιόλα. ναι ε, τι γίνεται βασιζόμαστε στους ανθρώπους στους οποίους, οι οποίοι μίτσι μας ε, ε, ε, μα ακολουθούν και μα στηρίζουν στου ανθρώπου στηριζόμαστε έτσι, έτσι όλοι Στου ακροατές τους, στους αναγνώστες στους όλους αυτούς στηριζόμαστε ε, που θα αγοράσουν το βιβλίο μας που θα ακούσουν το ραδιόφωνο που θα κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα σωστά. τώρα όσο αφορά για την ταινία που είναι, είναι κάτι το οποίο δεν έχει δεν αποσκοπεί σε κάποιο εμπορική, εμπορικό σκοπό το κατάλαβα από την αρχαία αυτό ναι, είναι ε, η, η ταινία πούμε, για την Ήπειρο είναι καθαρά μηνυματική έχει ένα στοιχείο ακαταγραφή ιστορίας Σε επίπεδο βιβλιογραφίες έχει καταγραφεί Σε επίπεδο οπτικοποίηση δεν έχει καταγραφεί Και ναι. ας πούμε τώρα να, πούμε και, να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα έτσι, Να πούμε και κάτι θετικό Παίζεται και την Κυριακή δεν το είδα εγώ Θα το δω στο διαδίκτυο Να πούμε και κάτι θετικό Το κόκκινο ποτάμι έτσι, να το 60% πούμε. έχει ναι, να, πούμε και, να πούμε και τα θετικά λοιπόν να μην είμαστε μόνο αρνητικοί. Το κόκκινο ποτάμι προ, προτρέπω του ακροατέ μα να το βλέπουν είναι μία παραγωγή ε, του Όπεν που, που φιλοξενήθηκε κι εσύ. Ε, του, που, μια προσπάθεια, για του Πόντιου, γιατί ο ιδιοκτήτη είναι Πόντιο. Είναι Πόντιο και κάνει μία καταγραφή μία πραγματική ιστορία που δεν είχε καταγραφεί ποτέ. Και μου έχει γράψει ένα βιβλίο ω κριτικά για τους λεγόμενους εντό πολλών εισαγωγικών ρωσοπόντιους, το «Αδεός απόλυμε», που είναι ένα βιβλίο, το έχει γράψει στις αρχές του 2000, και είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τους επωνομαζόμενους, κακός επωνομαζόμενους, πολύ κακός αυτούς που ήρθαν, που ήταν εγκλωβισμένοι στη Ρωσία. Έλληνες είναι πόντις, του πόντου. Είναι, είναι Έλληνες του πόντου, εγκλωβισμένοι στη Ρωσία, το «Αδεός απόλυμε». Λοιπόν, υπάρχουν βιβλία που έχουν καταγράψει την ιστορία, αλλά στην ουσία είναι η πρώτη οπτικοποίηση του Κόκκινου Ποταμιού. Βέβαια έγινε οργανωμένο, έγινε από έναν ιδιοκτήτη ο οποίος ήρθε από που ήταν εγκλωβισμένος στη Σοβιετική Ένωση με αρκετά λεφτά και μπόρεσε να τη χρηματοδοτήσει και ευτυχώς του βγαίνει και σε εμπορική εκμετάλλευση. Στη δική μας περίπτωση, στην, στην ταινία τη δικιά μας που ήταν στο Μικρού μήκου για τη Βόρειο Ήπειρο, δεν αποσκοπούσε κανένα εμπορική εκμετάλλευση, γιατί ήταν μικρού μήκου και δεν, δεν, δεν πήραν και καμία απάντηση από του. Και μάλιστα και ο σκηνοθέτη που, που θα αναλάβει δεδομένο, ένα σκηνοθέτη θα το αναλάβει, yeah. είναι και ένα πλέον εγχωρισμένο σκηνοθέτη με πολλέ σειρέ στην πλάτη του και ενεργό τώρα και δουλεύει και στον Αντένα με, σε σε σερial επώνυμα. Πολύ επώνυμα σερial. Ναι. Εν το Μάνοσο. Ε, δεν Το Μάνοσο, ρε. Όχι, όχι. Ο, αυτός που θέλει να αναλάβει τη, την ταινία του Μικρού μήκου, ε, έχει κάνει τώρα πολύ επώνυμες σειρές, στον Αντένα κάνει πολλές ah. σειρές. Ναι. Και ε, ε, κάνει κομικές σειρές, βέβαια η ματιά αυτή είναι δραματική ταινία, θα είναι άλλη ματιά. Και, οπότε αυτό έχει σχέση να κάνει τώρα. Όσο αφορά και με τα βιβλία, σε σχέση με τα βιβλία, εγώ βλέπω ότι οι άνθρωποι, οι Έλληνες, έχουν την ανάγκη να διαβάσουν και να μελετήσουν και να αναζητήσουν την ιστορία τους. Εγώ το βλέπω, το βλέπω και από τις κυκλοφορίες των εφημερίδων που βάζουν βιβλία... Άλλος ναι. δεν πουλάνε τίποτα. Και, πρόσεξε, και ένα θετικό. Ε, βάζουν βιβλία... Ιστορικά. και Ιστορικά. Ιστορικά και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Και, και εγώ συζητούσα για τα προμηθερικά δεσμά μου, το ζήτησα μια μεγάλη εφημερίδα... Δεν ήρθαμε σε μία συζήτηση, δεν βρέθηκε ένα, ένα έδαφος το οποίο έτσι, να, ήταν, να συμφωνούσαμε και δεν μπήκε. Ε, ίσως σε κάποιο άλλο βιβλίο να, να βρεθεί ένα έδαφος το οποίο να, να μας ενδιαφέρει. Ναι, εγώ αυτό που λοιπόν, Α, για... και, Ναι, ε, και, ε, οπότε προσπαθώ να τα βλέπω λίγο θετικά. Βέβαια, έτσι όπως περιέγραψες την κατάσταση, θα βρεθούμε μειονότητα στον τόπο μας και το θέμα είναι το εξής, ότι θα βρεθούμε μειονότητα και στον τόπο μας σε μια κοινωνία η οποία δεν θα είναι αυτό που ονομάζουμε δυτική κοινωνία με το επίπεδο της αναζήτηση αυτής, θα είναι μια κοινωνία... Πάρα πολύ συντηρητική, γιατί εμένα αυτό είναι τώρα που, με, που βλέπω και με καίει. Mm -hmm. Θα είναι μια κοινωνία η οποία θα φέρει μεγάλο, μεγάλο ζήτημα. Χίλια χρόνια πίσω θα Πρόσεξε, επειδή μελετάω πάρα πολύ την, mm -hmm. ε, την ελληνική δραματουργία και ιδιαίτερα και τον σκήλο. Θέλω να σου βάλω κάτι, να σου περάσω ένα μήνυμα και θα ήθελα πολύ να το λες αυτό. Μια λέγε όταν ο ισχύλο στο ο Σχήλος έγραψε το ε, ένα δευτερόλεπτο να το θυμηθώ τώρα τον ε, τον ιδίποδα επικόλλωνο ναι. ε, ο, ο ιδίποδας έρχεται από τη θήβα ως πρόσφυγας πρόσεξε πέρα, ναι. από τη θήβα ήδη έχει τη από τον ιδίποδα τύραννο είναι η προηγούμενη τραγωδία. Ο, ψε, συγγνώμη, δεν είναι ο ισχύλος, είναι ο Σοφοκλής. Ζητώ συγγνώμη στους ακροατές μας, στους Σοφοκλής συγγραφέας. Έρχεται λοιπόν ο τύποδα, στήρενος, έρχεται από την, ε, έρχεται από τη Θήβα ω τυφλός, έχει βγάλει τα μάτια του και έρχεται ω στιφλός και συναντά το χορό. Ο χορός, τι είναι ο χορός, είναι οι πολίτε στον που τον... Βλέπουν, έτσι. Ναι, είναι η κοινή γνώμη. Μπράβο, αυτό λοιπόν θέλω να πούμε, μπράβο. Είναι η κοινή γνώμη. Και του λένε ποιος είσαι εσύ κτλ. τα λοιπά και τα λοιπά. Γίνεται μια συζήτηση εκεί πέρα. Αφού λοιπόν τίνουν να τον αποδεχτούν, πρόσεξε εδώ πέρα, για να δεις τώρα μιλάμε 2.500 χρόνια πίσω, έτσι. Ναι, τίνουν να τον αποδεχτούν, τι του λένε. Τι του λένε, του λένε θα τιμάς ό,τι τιμάουμε και θα σέβεσαι ό,τι σεβόμαστε. Ναι. Πρόσεξε, για να σε αποδεχτούμε. Ναι. Θα τιμά ό,τι τιμούμε και θα σέβεσαι σε ό,τι σεβόμαστε. Θα, θα μισήσω ό,τι μισούμε. Θα τιμά ό,τι τιμούμε και θα μισήσω ό,τι μισούμε. Δηλαδή, εμεί αυτή τη στιγμή. που έχει Ελλάδα, κοινή καταγωγή είναι Έλληνα και όχι, είναι πολύ κράτη. Πρόσεξε, πρόσεξε. Αυτό το μηνυματικό στοιχείο τότε ήταν πολύ κέριο. Πρόσεξε, είναι πάρα πολύ κέριο. Δηλαδή, κύριε, πα αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο. Πήγα πέρυσι, α πούμε, στο Βερολίνο, ή πα. να σου το πω διαφορετικά. Πα κύριε Καρποδίνη, πρόσεξε το μήνυμα του Σοφοκλή. Ε, και, και προστρέπω του ανθρώπου. Υπάρχει και στο διαδίκτυο, και προστρέπω να το διαβάσουν. Να διαβάσουν την τραγωδία δίπλου Τύρανο. Ε, και, και μετά να τη δουν όπου τη βλέπουν πεγμένη, να δουν αν έχουν κόψει αυτό το κομμάτι του χορού ή όχι. Πα παραδείγματο χάρη στο Ιράν. Και διέπεται από κάποιου νόμου στο Ιράν. Πα να δει την Περσέπολη, ένα ταξίδι που θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω στη ζωή μου. Θα πάω εγώ να το παίξω τσαμποκά. Θα πάω με τη σύζυγό μου με τις, με, ή κάποιο άλλο με τη σύντροφό του και θα είναι αυτή, θα είναι καλοκαίρι και θα φοράει ας πούμε, το ξόπλα του. Θα πρέπει να τιμήσει, θα πρέπει να είναι με του νόμου του εκεί. Τους εκεί. Θα πρέπει να του τιμά. Εμεί κάνουμε ας πούμε, και εδώ. Πας α ναι, ε, πούμε, ε, εσύ γιατί... λε, α πούμε, ότι μπορεί να θε να πας στη Νέα Υόρκη που ξέρω ότι είχε ζήσει στη Νέα Υόρκη. Ναι. Θα πα να το παίξει. Να κυκλοφορήσει όπω κυκλοφορήσει εδώ πέρα. Δεν ξέρω του νόμου στη Νέα Υόρκη, δεν έχω πάει στην Ελλάδα. Εντάξει, υπάρχει ελευθερία του δυτικού τύπου εκεί. Ναι. Αλλά προσαρμόσαστε πού, διέ, στην διέπετε, αστυνόμευση. Ναι, διέπετε από κάποιου νόμου, α πούμε. Αν δεν είχε αυτού του νόμου, που mm. είναι πολυεθνικές κοινωνίε, θα, ήταν... θα είχαν παγωθεί. Ναι, όχι, λέω διέπετε από κάποιου κοινωνικού νόμου. Αυτό εννοώ και Διότι, ανοίγω παρένθεση mm -hmm. αυτό συμπληρωματικά. Εγώ είμαι μουσουλμάνος και έχω ένα αστιατόριο. Mm -hmm. Δίπλα άλλο είναι Έλληνα. Mm -hmm. Δεν του λέει Μιμτζίνης χειρινές μπριζόλες. Ναι. Πρακτικά ζητήματα. Έτσι ναι. μπράβο. Ναι. Αυτό. Ναι. Εδώ και... λέει Μιμτζίνης ενοχλούμε. Και χιάστηκα, σκοφήγε. Και, και... και το... το θέμα είναι ότι έρχον... έρχονται πάρα πολλοί να επιβάλλουν τους δικούς τους νόμους ε... στο σπίτι μας. Άρα δεν έρχονται αυτοί γιατί δεν έχουν καν τη θαπηνομικό πλαίσιο. Τους λένε. Άρα έρχονται κατευθυνόμενοι είναι για ξε... αυτό το σενάριο είναι που σου ανέλησα πριν. ότι τους χρηματοδοτούν... Και όλας. Όχι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Γίνεται πάρα πολύ κρυβότητα. Τους χρηματοδοτούν και είναι εντεταλμένοι. Η, η, η διαδικασία είναι αυτή, είναι ναι. Και γίνεται μία αλλαγή μιας κοινωνίας και θέλω να δω στα επόμενα 40 χρόνια αν θα υπάρχει και βιβλιοπωλείο αν θα και υπάρχει... 15-20 μιλάμε τώρα mm. αν δεν αλλάξει κάτι αν, δεν δηλαδή, να αν πάει... αλλάξει κάτι όχι αν δεν αλλάξει αν, αν δεν αλλάξει είμαστε όπως λέει ο Γκυψελιώτης καλή νύχτα σας χίλη την ημέρα είναι 30 το μήνα έτσι είναι 40 σε, σε, σε, σε ένα χρόνο. Σε, σε, σε αυτό που λέμε για να μην νομίζουν ότι κάποιοι είμαστε δεξί κτλ. Βρέθηκα μένα ένα πολύ γνωστό υπουργό του Πασόκ, τυχαία σε μια συνάντηση, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πάρα πολύ γνωστό, του παλαιού καθεστώτος, ναι του πολύ παλαιού καθεστώτος, ο οποίος κα, καθημεριό κιόλας του λεγόμενου τοίς πολλών εισαγωγκών του Πατριωτικού Πασόκ πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος αυτός ναι. και μου έβαλε κάποια στατιστικά δεδομένα μίλαγε στο πλαίσιο το οποίο αυτό μιλάς αλλά μίλαγε με ακαδημαϊκά ο επίπεδο και καθαρά στατιστικά μοντέλα ναι. και έβαλε κάποια στατιστικά μοντέλα τα οποία με τρόμαξαν και τι είπε είπε <laughs> ότι <laughs> είπε ότι θα, θα, με μαθηματικά μοντέλα ότι εξαφ, εξαφανίζεται. Όλη η δυτική κοινωνία εξαφανίζεται. Μα το λένε όλοι οι αναλυτές. Όχι, όχι. Δεν δε, δε το λένε αναλυτές οι κοινωνιολόγοι. Το λένε και όλοι οι αναλυτέ. Όχι. Αυτός είναι καθηγητής του Πανεπιστήμιου Πειραιά. Ε, είναι με μαθηματικά μοντέλα και μάλιστα μου είπε ότι έχει στείλει ένα άρθρο στο πρώτο θέμα που είναι και φίλ του και ήξερον θα το βάλουν. Ε, θα το αναρτήσει αλλού. Είχα. Ο Κατσανέβας, ο υπουργός. ναι. ναι, ναι. Και, το... και δεν μπορεί να τον μπει κανένας αυτόν δεξιώς σε καμία περίπτωση. Και το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι... Και τον βγάζανε στα κανάλια. Ναι. Τώρα τον βγάζουνε. Ναι. Τον κόψανε. Ναι. Και, και ο άνθρωπος αυτός είναι με μεγάλες σπουδές οικονομικών και, και μου το εξηγούσε στατιστικά αυτό. Το ναι. πώς γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπουμε όλοι αυτό το πράγμα και... Και βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση. Όποιοι ζούμε, ειδικά στο κυκλοφορούμε στο κέντρο των Αθηνών. Απαθεί και δεν κάνουμε τίποτα. Ξέρετε, okay. δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή είναι Γιατί τόσο. Όχι, δεν μπορεί να κάνει. σε απεργίε ή κατεβαίνανε για 50 ευρώ αύξηση 9 ή ένα ή δύο. Και τώρα δεν κατεβαίνει κανεί πουθενά για τίποτα. Και για να συμπληρώσω το στιγμή. Στιγματικό... Να, να σου πω κάτι, συγγνώμη, σε διακόψω λίγο. Θα θέσω κάτι προσωπικό και ω προβληματισμό για όλους μας όπως όλοι οι Έλληνε, έτσι και εγώ κατέβηκα στα δύο μακεδονικά ε, ε, μακεδονικά συλλαλητήρια στο πρώτο που ήταν ο Μίκης ο Θεοδωράκης δεν τόλμησε το καθεστώς εκεί το θεωρώ ότι ήταν καθαρά βαλτό ναι. να σου πω το τι δεν μπορούμε να κάνουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε δεν τόλμησε κανένας να κάνει οποιαδήποτε φασάρια ναι. να πετάξουν χημικά γιατί σε, σεβαστήκαν το Μίκη του Θεοδωράκη Ωραία να τον κάνουμε προς πρόσεξε, πρόσεξε εδώ πέρα. Σεβαστήκαν το μήκο του δωράκι και κατέβηκε πάνω από ένα εκατομμύριο ο κόσμο. Σωστά. Πολύ πάνω από ένα εκατομμύριο. Και το καθεστώ το δείχνει ότι είναι εκατό χιλιάδε. Λοιπόν. Και το δείχνει ο Τσίπρας και είπε στον άλλον, Ελά, Μωρέ, λέει κάτι παρτάλιά είναι. Ναι, λοιπόν. Και ήταν στο δεύτερο συλλαλητήριο, που ήταν αντίστοιχο ο κόσμο, βάλανε του ίδιου, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν από την, απ την ίδια υπηρεσία, να χτυπάνε την ίδια υπηρεσία, τα λέω πάρα πολύ κόμψα. Ναι, για, να, για να πετάνε δακρυγόνα και και οι ίδιοι το ξέρουν, όλοι το ξέρουν αυτό, αυτό είναι δεδομένο αυτό, ότι οι ίδιοι χτυπάνε τους ίδιους για να έχουν την αφορμή να ρίξουν τα δακρυγόνα σε ένα ειρηνικό συναλτήριο βλέπω λοιπόν ότι και πολλές φορές και αυτό έχει αποτυπωθεί και στα μέσα ναι. δεν ξέρω, είχες κατέβει εσύ Όσο αφορά λοιπόν τώρα το, για το λεγόμενο μεταναστευτικό είναι ότι βλέπουμε ότι η, σε επίπεδο ευρωπαϊκό μόνο η, μόνο η Ελλάδα έχει το πρόβλημα. Γιατί η Ελλάδα έχει τη Συνδίκη Σέγγεν. Γιατί οι άλλοι δεν την έχουν. Όχι, δεν του επηρεάζει. Γιατί η Ελλάδα δέχεται το κύμα. Ναι. Λοιπόν, γιατί πας και ψηφίσεις το Λουβλίνο 1 και 2. Το, το είχαν ψηφίσει γιατί δεν πιστεύανε ότι ξέρα, θα γίνει όχι, αυτό. Γιατί ξέρουν αυτή ρε. Ψηφίζει κάτι τώρα και θα γίνει σε 15 χρόνια. Να πω μια τάκα που θέλω να την πω σημειολογικά και θα σε πάω τώρα σε αυτό που λες. Είναι υπουργό αθλητισμού ο Κουλούρη, αυτή η τεράστια πολύ προσωπικότη. Και επειδή, γιατί το συνδέω με το πριν, ήταν ρωσοπώνιο από την Ασκένδη ο Χατζηπαναγή, το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ταλέντο. Του Τουρακλήνα. Ναι, δεν έπαιξε στην εθνική ποτέ. Ποτέ. Στην εθνική Ελλάδο δεν έπαιξε ποτέ. Ποτέ. Δεν το ήξερα αυτό. Στο λέει ο Ιωγραμποδίνης. Ναι. Ποτέ. Γιατί, γιατί ήταν η ροσοπόντιοι που λέγαμε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Δηλαδή έρχεσαι στη μαμά Ελλάς αλλά θα είσαι στα ξένα Έλληνας στην Ελλάδα ξένος. Το θυμίζω για να δουν από πότε είναι το έργο. Ο καλός το ξαναπεί το λέμε όμως γιατί είναι στο σημείο αυτό η κουβέντα. Ή... Μου έχουν πει ότι δεν ζει πλέον, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας, έχει μείνει υπογράφη του. Υφυπουργός Παιδείας Επιγιαννάκου, βουλεύτης Πυραιός και Νήσων. Ποιος? Β' Πυραιός και Νήσων, Γεώργιος Καλός. Έχει υπογράψει σε ΦΕΚ, αυτά είναι ΦΕΚ, δεν μπορούμε να πούνε τώρα τι λένε mm. με, ε, στο mm. σταθμό. 2006 ήταν η Νέα Δημοκρατία με το 9, έτσι. Mm. Έχει υπογράψει πρώτη Δευτέρα Τέτη γυμνασίου. Το ΦΕΚ είναι 7 Ιουλίου του 6 Ιουλίου. Mm -hmm. Εγώ είμαι mm -hmm. Να διδάσκονται στην πρώτη Δευτέρα και Τέτη γυμνασίου τα τουρκικά. Το 6 δεν είχαμε αυτή την έξαρση. Φυλασσόταν τα σύνορα. Τώρα λέει δεν έχει Ελλάδα σύνορα. Στη θάλασσα. Να πούμε βέβαια. Ο πανέξυπνο περίμενε και είπε Με τη και Λέσβος είναι Διονυσία. Λοιπόν, το 6. Μετά το 6. Αφού υπεγράφει αυτό, γέμισε τα κανάλια, γεμίσανε σερial τουρκικά. Για να συνηθίζει, τώρα σου φέρνουν και το άτομο και σου αλλάζουν εσένα τι να, δομέ ναι, πρόσεχε, ναι, ναι, ναι. τι ηθικοκοινωνικέ, με νόμο. Τώρα, να πούμε, βέβαια... Σε ρωτώ mm. για το κλείνω. Στον μπαράκι που πήγα εγώ προχτές ή σε όποιο άλλο αύριο, είναι μέσα μουσουλμάνοι και καπνίζουν. Ποιο θα τολμήσει απάντηση πει βάσει του νόμου. Γιατί καπνίζεται μέσα, mm. γιατί βγαίνεται έξω. Μα, δε Κανένας. Δε δεν είναι. Είναι, είναι πολιτικό το ζήτημα, διότι ο, αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν δεν συνεργάζεται. Με και κανέναν. Δεν, δεν, δεν, τους, δεν τους δέχεται πίσω. Μαλάκας είναι. Οι και τους διώχνει και παίρνει και τα λεφτά. Ναι, ναι. Και τους διώχνει, παίρνει τα λεφτά και γίνεται αυτή η κατάσταση και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είμαστε εγκλωβισμένοι εμείς... Ναι, και λέει εδώ ο φίλος μου ο Κιψέλη, ότι η λύση είναι μία. Mm -hmm. δομέ φιλοξενίας για τους Έλληνες στα Ξερονήσια. Α, να πάμε εμεί στα Ξερονήσια. Ε, βέβαια, δεν θα έχει άλλο δαπούς, θα είμαστε εμείς. Mm -hmm. Οπότε ετοιμάσου να κάνουμε αιτήσει, mm -hmm. θα ανεβάσω ένα μπάνερ, βάλτε αιτήσει να μας κανένα πεντακοσαριά και να πούμε θέλουμε... Να πάμε στο τάδεξερο νησοδοφιάξουμε ωραίο με τα, δηλαδή, μας, άρα, άρα με λοιπόν, τα κυπάκια μα με τι κοτούλες άρα, μας, να περνάμε άρα, καλά. Άρα, άρα λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Άρα θεωρείς ότι ο κόπος του, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όλη αυτή η πορεία του χάνεται στο πέρα, στο χιλετηρίδον. Αυ, αυτό δείχνει. Από τα προμηθεϊκά δεσμά εδώ πέρα, αυτό που δείχνουμε. Αυτό δείχνει η παρούσα συγκεκριμένη σήμερα, 23 Νοεμβρίου κατάσταση. Τώρα αν αυτό αλλάξει αύριο λόγο λόγων είναι άλλο θέμα λοιπόν mm -hmm. πάμε ένα διάλειμμα και πάνε έρχομαι μέσα για να καταλάβουμε και τι λέμε αγαπητοί εδώ albedo14.com la gente estaba allí in abito da sera Osta si avviò sui palchi e giù in platea, l'orchestra cominciò e poi si alzò, si pariò e apparve durando. Ascolto restando senza fiato Λοιπόν, από φίλη, 24 Νοεμβρίου Κυριάκη 2019, άγνωστοι επισκέπτες, τελευταία εβδομάδα του μήνα, πλάκα-πλάκα, σε 30 κάτι μέρες αλλάζει και ο χρόνος, χαμπάρι δεν έχουμε πάρει, να οργανώθητε ψυχολογικά, διότι έρχονται περίεργες εποχές και αυτό λέμε τώρα και εκτός αέρα με το Τάλο, πώς... Θα αλλάξει, εάν αλλάξει και τα λοιπά, το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν λέω αδυνατό. Εμείς κάνουμε κάποιες κινήσεις εκτός Άλμπεντου. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Η προσπάθεια εδώ συνεχίζεται. Λοιπόν, τάλο ε, η πρόταση μου, το λέω προς του φίλους επειδή είναι πάρα πολύ σκρονό μέσα, για αυτό είναι καλό για σένα. Mm -hmm. ε, μισό λεπτό... Να δω εδώ τι λέει. Να τον κάνω μέλο στο φώτιμο. μου. Λοιπόν, επειδή έρχεται καταρακτό της βροχή Πρέπει και ο τάλλος ήρθε ναι. από μακριά θα αποφωνήσουμε εδώ θα μπει ένα διάλειμμα θα ξαναβάλω την εκπομπή σε επανάληψη λέω στους φίλους ανέβει μπανεράκι με το βιβλίο το συγκεκριμένο με τα προμηθευτικά δεσμά έτσι. και τα άλλα του φουράκι του Γιάννη και θα μπορείτε να τα παραγγείλετε, ε, τώρα απευθύνομαι σε όλους και στο Δημόκρητο, θα με πάρεις τηλέφωνο αγόρι μου, θα μου δώσεις στοιχεία που να έρθει και θα πούμε λεπτομέρειες και θα έρθει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και είναι και χαμηλό το κοστολόγιο του συγκεκριμένου βιβλίου. Λοιπόν, μια κουβέντα για του φίλου να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξαφνικά άρχισε και βρέχει και ρίχνει καρέκλες, να μπορέσει να φύγει. Μια κουβέντα, να σε ευχαριστήσω που σου στο δω καιρό. Εσύ, να να πω στους φίλου ότι στο ξεκινήματα του Αλμπέντο πρωτετρά πενταετίας είχε εκπομπεί εδώ κάθε εβδομάδα ο Τάλος. Mm -hmm. Θα δούμε αν μπορεί να ξανάχει και τελευταία κουβέντα είναι δίκη σου. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο μου. Θα, είμαστε, θα είμαι σύντομα εδώ πέρα κάθε και την Κυριακή επισκέπτη σου. Ναι, Άγνωστο ναι. επισκέπτη σου. Ναι, όλοι οι άγνωστοι έχουν άγνωστοι γίνει γνωστοί. Άγνωστο <laughs> επισκέπτη σου. <laughs> και μα ε, εδώ πέρα ο καιρό μα τα έχει χαλάσει λίγο. Κάνει κάπου αλλού ραδιόφωνο, ρωτάει ένα φίλος Όχι, όχι, όχι. όχι, όχι δε δεν κάνω εδώ πέρα, είμαι δικό σου. Και Έχι. σε ευχαριστώ πολύ κάνω, που έκανε την παρουσίαση βιβλίο του βιβλίου μου. Εδώ πω, έχουμε πέρα, προ, προβάλει άτομα ναι. τα οποία ήταν και στην πλήρη ευχαριστότητα. Δηλαδή, απροβάλλουμε σε ένα εισαγωγικό. Πόσα χρόνια είμαι, σε γνωρίζω. Από τότε που γεννήθηκε περίπου. Άρα πριν πέντε χρόνια, εντάξει. Ε, okay. μια πενταετία, καλά. Ναι, ναι, πέντε, πριν πέντε χρόνια, ωραία. Έχω πει ευκαιρία τώρα που είναι ο τάλλο εδώ και με αυτό. Έχει φωτογραφίε παλιέ με τον πατέρα μου. Έχω και όλε τι τηλεόρασει γεμάτε είναι. Όχι, αν είναι, νόμιζα ότι έχει προσωπικό. Λοιπόν, όπω λέω, κατά καιρού, mm -hmm. όλοι εμεί εδώ δεν κάνουμε δημοσίευσει. Είμαστε φίλοι. Αυτό. Ο πατέρα του είναι. Έχουν κουμπαριάσει με τον Παντελή το Γιαννουλάκι. Mm -hmm. Ο Γιαννουλάκι είναι κολλητός μου 25 χρόνια. Ο Χί, Χίωψη... <coughs> Είμαστε μια μεγάλη. ναι. Είμαστε μια μεγάλη παρέα. Τώρα γίνονται και σφάλματα και σκάνε και μερικοί παρήσακτοι, του έχουμε εξοβελήσει. Και, πλέον... και πλέον το περιβάλλον εδώ yeah. είναι υγιεινό όσον αφορά τουλάχιστον τη συνεννόηση. Ο yeah, καθένα yeah, yeah. έχει τι ιδιαιτροπίε του ή τι ιδιαιτερότητε του. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Mm. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Τη κουμπάρας του κουμπάρου, ο κουμπάρε, ο Ριονά μου, να μας ξανάρθεις. Λέει, βέβαια, και θα ξανάρθει. Εννοείται, ναι, ναι. Εννοείται. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. <χε> Τι λένε οι φίλοι? Ό, μου λένε μένα <χε> για δικά μου θέματα. Δάξει. Ο Αραμκόν, εκείνος Καμπούρης από τη Σαουδική Αραβία, δάξει, έχει δάξει. χωλήσει... Έχει κολλήσει άμμο και καμπούρες από την Καμίλα. Λοιπόν, λοιπόν φιλιά, πολύ, φιλιά, φιλιά. Για να τον κατεβάσω κάτω, βάζω έξοδο και επαναλήψει. Αύριο βράδυ ξεκινάμε 7 η ώρα. Γιάννης Γιάννη Αραβάντη, η στι 8 και η Νάντι στι 10. Καλή συνέχεια.